Καλησπέρα, βρίσκοι, εδώ είμαστε. Αλμπέντο 14. Αγνωστοι επισκέπτε. Παραμονή Εθνική Επετρίου 24 Σήμερα Άμυνα, Μαρτίου 2019. όπως έχουμε προείπει από την προηγούμενη Κυριακή και από τις αναρτήσεις που έχω κάνει θα συνεχίσουμε σήμερα επί ένα-δύο του τουλάχιστον με το φίλο μας τον Λευθέρη τον Αργυρόπουλο και θα αναλύσει με το δικό του τρόπο και μαθηματικά τη δομή και όλα αυτά περί της Να ευχαριστήσω όλους φίλους που είναι απανταχού του πλανήτου μέσα Από την Καναδά, από την Νορβηγία, από τη Σουηδία μέχρι την Αυστραλία Και βέβαια η συνήθιση υποπτή από Αγγλία, Κεντρική Ευρώπη, Ιταλία ε, Βαλκανικές χώρες, Κύπρο βέβαια και από Κρήτη μέχρι διδημότυχο καλησπέρα Θεσσαλονίκη εδώ βλέπω Πάτρα, Πεανία, Ηράκλειο, Χανιά Όλοι οι φίλοι είναι μέσα Βόλος Λάρισα, Αζόρε Αζορε, Για να δω είναι η Αζόρε μέσα Μας πουλήσαν σήμερα για να δω Δεν έχουν μπει ακόμα Δεν πειράνε. Λοιπόν και επειδή θα κάνει μια δική του ανάλυση Έχουμε κάνει μια στο παρελθόν με Γεωργίου Διαμαντάρα Για τη Μηθοδία φιλοσοφικά αγαπητοί φίλοι Όμως ο Λευθέρης έχει άλλο τρόπο που σκέπτεται και εκφράζεται Και τον καλησπέριζω Καλησπέρα Γεωργίε Καλησπέρα σε π, όλους π, π, Πιο κοντά κατέβασε το λίγο με το χέρι σου Έτσι όπα εκεί καλά είσαι Μια χαρά Σούπερ. Λοιπόν εδώ είναι, την προηγούμενη Κυριακή τον είχαμε περισσότερο, σήμερα τον έχουμε δύο ώρες μόνο και έχουμε πει στο λεφτέρι και με το λεφτέρι ότι όποτε είναι στην Αθήνα, γιατί μένει εκτό Αθηνών μακριά και έχουμε προσυνεννοηθεί, θα έρχεται εδώ να μας ενημερώνει για τα θέματα που ασχολείται και τα γνωρίζετε όλοι πλέον, τις ισοψηφίε λέξεων, γραμμάτων, συμβόλων, αριθμών και ούτω καθεξής. Λοιπόν... Πάμε κατευθείαν, Λευτέρη μου, στην ουσία. Να ξεκινήσουμε από το όνομα Μυθοδία. Μπράβο, ξεκινά από εκεί, και μετά θέλω και εγώ να θυμηθώ και να μα πει τη συγκυρία την ημερολογιακή Βεβαίως. του 2001. Που... 28 Απρίλιο. Μπράβο, γιατί έγινε αυτό, και ποια ήταν η σχέση και ο συμβολισμό. Και πάμε στα υπόλοιπα. Οπότε ξεκινά και λίγο πιο δυνατά για να σε ακούνε. Η ημερομηνία ήταν 28 Ιουνίου του 2001 παρατηρούμε λοιπόν ότι έχουμε την παρουσία δύο πολύ σημαντικών αριθμών που και οι δύο είναι άρτιοι ζυγοί, ναι. το 6 και το 28 ναι. τι μοναδικότητα όμως έχουν αυτοί οι αριθμοί, τι καταπληκτική ιδιότητα και σημαντικότητα ναι. ότι και οι δύο είναι τέλειοι γιατί όμως, να εξηγήσουμε αναλυτικά το 6 το 6 έχει διαιρέτες τη μονάδα το 2 και το 3 ναι. εκτός ναι. από τον εαυτό του ναι. Έτσι. Εάν προσθέσουμε το 1, το 2 και το 3 Το αποτέλεσμα είναι το 6 Δηλαδή ο εαυτό του, το ίδιο Ισούσιο. Ακριβώς Και αν πάμε στο 28 και κάνουμε το ίδιο οι γνήσιη διαιρέτηση του 28 Είναι η μονάδα το 2, το 4, το 7 και το 14 ναι. Εάν τους προσθέσουμε Έχουμε 1 και 2 και 4, 7 Και 7, 14 και 14, 28, και 28. Έτσι λοιπόν αποδείξαμε Ότι αυτοί οι δύο Άρτη οι αριθμοί είναι οι δύο Πρώτοι, κατά σειράν, τέλειοι αριθμοί. Ναι, αυτό λίγο. λοιπόν είναι πολύ σημαντικό διότι η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν είναι τυχαία ημερομηνία. Που επελέγει για να γίνει Που το γεγονός. επελέγει mm. για να γίνει αυτή η mm. τελετουργία, α το πούμε έτσι. Μπράβο. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για μία δεν είναι συναυλία, ναι, αυτό απλή συναυλία, δεν είναι συναυλία αλλά έχει ένα ε, πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, ένα, ένα μυητικό χαρακτήρα ένα χαρακτήρα ε, πολύ σημαντικό και φιλοσοφικό και. συμβολικό, και, λοιπόν. και με πολλέ προεκτάσει. Σωστό. Και γι' αυτό τον λόγο συνεργάστηκε και η Νάσα με τον Βαγγέλη του Παπαθανασίου για να προκύψει αυτή η καταπληκτική εκτέλεση, η, η οποία έχει καταπληκτική μελωδία και πρόκειται για μια πολύ ενεργειακή μουσική. Ναι. Δεν πρόκειται για μια τυχαία μουσική, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι ο Βαγγέλη του Παπαθανασίου είναι ένα σπάνιο φαινόμενο στον πλανήτη. και έχει αποδειχθεί και επιστημονικά ότι η μουσική του έχει χρησιμοποιηθεί. Ακόμη και για θεραπεία ψυχικών παθήσεων Απολύτως σωστός Έχει αποδειχθεί αυτό επιστημονικώς Και εδώ Έτσι. μπορώ να σου πω, δεν ξέρω αν μας ακούει σήμερα Πιθανόν όχι, επειδή όμως πρόκειται Συντόμως να τον έχουμε εδώ στον αέρα Και θα ανέβει η Μαρία Τζάνι στο Παρίσι Δεν ξέρω αν θα πω και εγώ εκείνη την περίοδο που Κάτι συζητάμε Θα του πάω τη συγκεκριμένη εκπομπή Να ακούσει τους μαθηματικούς τύπους του δικού σου και να μα δώσει απάντηση από τη δική του πλευρά. Οπότε βεβαίως. πάμε δυνατά. Ε, Α ξεκινήσουμε λοιπόν από την λέξη, από το όνομα μυθοδία. Έχουμε μείνει λοιπόν ότι η ημερομηνία και τα συναφή δεν είναι τυχαία καθόλου, επιλογή. Καθόλου. Μπράβο. Ε, έτσι. Ε, από μαθημετική απόψεω ναι. που ανακοινώσαμε. Γιατί ναι. υπάρχουν και άλλε προεκτάσει του θέματο οι οποίε θέλουν ανάλυση. Εάν αν τώρα ε, λεξαριθμίσουμε το όνομα μυθοδία, που είναι με ε βεβαίω, μη ε. Ω και Ια Για να διευκρινίζουμε πως είναι Γιατί κάποιοι μπορεί να μπερδευτούν στην ορθογραφία Μύθος και οδη είναι Έχει σχέση πολύ μεγάλη μήθος. Ο μύθος όμως είναι λόγος, λόγος. Είναι η οδύνη του λόγου δηλαδή Έτσι. Και βλέπουμε, παρατηρούμε Ότι ο αριθμός είναι το 1264 Η λέξη μυθοδία ολόκληρη ναι. Εάν την ενεργοποιήσουμε, δηλαδή αν προσθέσουμε το άρθρο, το ΙΤΑ, ναι. την ητα, οπλίσουμε όπω λες. Ακριβώ. Την ενεργοποιήσουμε, δηλαδή την, την κάνουμε να ακουστεί, να, να παίξει ναι. αυτό που έγινε. Ναι, ναι. Άλλο να είναι ενδυνάμει και άλλο να είναι ενενεργία. ενεργεια Σωστό. Πηγαίνουμε... Πήγανε και οι Αζόρε μέσα, καλησπέρα στι Αζόρε. Λοιπόν, Πηγαίνουμε στον αριθμό 1264 <coughs> συν 8. Γιατί το ΙΤΑ ισούται με το 8. Ναι. Καταλήγουμε λοιπόν στο 1272. 1200... 72. 72. Αυτό Ισοψηφί με τη φράση Η γεωμετρία Αλλά και με τη φράση Αρμονία κυρίου Δηλαδή η γεωμετρία Έχει σχέση με την αρμονία Του δημιουργού του σύμπαντος ναι. Όπως και η μουσική Έχει σχέση με την αρμονία Του δημιουργού του σύμπαντος Και βεβαίως και με τη μουσική των σφαιρών Εξού το μηδίσα γεωμέτρητο σήτο του Πλάτωνος Μάλιστα. Το οποίο έχει άθροισμα το 3424 ναι. Ακριβώς ναι. Και Εάν προσέξουμε αυτές οι, τρεις λέξεις, yeah. αυτές οι τρεις λέξεις, η κάθε μία μπορεί να αντιστοιχιστεί με την κάθε μία από τις τρεις πλευρές του τριγωνικού αετώματος της Ακαδημίας του Πλάτωνος. Yeah. Γιατί κάτω από το αέτομα υπήρχε αυτή η επιγραφή. Δηλαδή, εάν κάποιος επιθυμούσε να μυηθεί στη φιλοσοφία, να μάθει φιλοσοφία, ο Πλάτων δεν τον δεχόταν εάν δεν ήξερε γεωμετρία, εάν δεν γνώριζε γεωμετρία. Yeah. Γι' αυτό είχε αυτή την επιγραφή έξω από τη σχολή του. Και εάν γράψουμε τη φράση εστίν η είσοδος της Πλατωνικής Ακαδημίας θα έχει πάλι τον αριθμό 34-24 που είναι το ίδιο με τη φράση μηδής αγιομέτρητος ισίτο. Έλα. Ακριβώς. <κοί> Έτσι. Κάποια Α... στιγμή αυτά ξέρετε. Εγώ που είμαι και εκπαιδευμένο εξαιτία σου και τόσα χρόνια τριβή χρόνια Κοσφωνιακή και πάλι όταν πάω να βάλω στο μυαλό μου και να πω αυτή η φράση που δεν ταιριάζει με την άλλη στα γράμματα και τελειώνει στο ίδιο αριθμητικό αποτελεσμα λες παιδί μου για κάτσε τώρα εδώ είναι, είναι μεγάλος αριθμός, είναι τετραψήφιος αριθμός είναι τρέλα δηλαδή και οι πιθανότητες, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η φράση είναι και άλλες φράσεις που έχουν <σχυ> πολύ δυνατό νοηματικό σε σχετισμό με αυτά τα δύο που αναφέραμε προηγουμένω για την ναι. Ακαδημία Αθηνών για την Ακαδημία του Πλάτωνος λοιπόν εδώ παρατηρούμε δύο αριθμού, Το 34 και το 24 να υπάρχει Στην φράση μη δίσα γεωμέτρητος σήτο ναι. Όμως το 24 έχει σχέση με αυτή τη φράση Δεν φαίνεται εύκολα Αλλά εάν κάποιος την αναλύσει ναι. Μετρήσει τα γράμματα των τριών λέξεων από Τις οποίες αποτελείται ναι. Θα δει ότι τα γράμματα αυτών των τριών λέξεων Είναι ακριβώ 24 Ακριβώ 24. Δεν είπαμε ότι είναι 34-24. Δηλαδή, ναι. μυδη αγιομέτρητο ή ΣΥΤΟ ο αριθμό που βγαίνει είναι 3.424. Ναι. Άρα τα δύο τελευταία ψηφία του τετραψηφίου αριθμού είναι το 24, 24. που είναι το πλήθο των γραμμάτων των τριών αυτών που λέξεων Που αποτελούν τη φράση. Η λέξη, ακριβώς τη φράση. Η λέξη μυδί μηδύ, έχει 6 γράμματα. Ναι. Τα έχει 12 γράμματα. Και ναι. η ΣΥΤΟ με γ ε, και ω έχει άλλα 6 γράμματα. Ναι. Άρα έχουμε δύο φορέ τον πρώτο τέλειο αριθμό το 6. Και μία φορά το κλειδί του Πλάτωνος, του κώδικα του Πλατωνικού, το 12. το 12. Άρα έχουμε 6 και 6, 12 και 12. 24, 24 γράμματα ακριβώ. Αλλά επειδή εδώ έχουμε το τριγωνικό έτομα το ίσο και λες, θέλει να δείξει ο Πλάτων και την τελειότητα του αριθμού τη εξάδοση. Ναι. Γιατί? Γιατί ο Πλάτων γνωρίζει ότι το 6 και το 28 βεβαίω είναι τέλειοι αριθμοί. Από πού το γνωρίζει, Από τα αρχεία τη Πιθαγωρίου σχολή, τα οποία τα είχε λάβει ο ίδιο. Ναι. Από τον δίων και των αγάθων. Δεν είχε πάει αυτό, νομίζω, είχε πάει. Ο ίδιο είχε πάει και τα έχει παραλάβει τα αρχεία. Στη σχολή του. Βεβαίω. Τα, τα είχε μεταφέρει στην Αθήνα. Ναι. Τα είχε μεταφέρει στην Αθήνα. Από τον Κρότονα στην Αθήνα. Ναι. Τα είχε μεταφέρει. Και το εκπληκτικό είναι Στον ότι. Κρότωνα, ναι. Το εκπληκτικό είναι ότι. Γιατί εκεί ήταν το ομακοείον. Ότι το όνομα ο ΔΕΛΤΑΓΙΟΤΑΟΜΕΓΑΝΗ που ήταν Πιθαγόριο, όπω και ο ΑΓΑΘΟΝ, και αυτό το όνομα και τα δύο αυτά τα ονόματα έχουν τον ίδιο αριθμό, το 864, αλλά και το όνομα Πιθαγόρα έχει τον αριθμό 864. Τι λες τώρα. Δεν μπορεί να θεωρείται τυχαίο λοιπόν ότι τα αρχεία τη Πιθαγωρίου σχολή τα έλαβε ο Πλάτων από αυτού του δύο και τα έφερε στην Αθήνα. στην Αθήνα. Άρα σίγουρα γνωρίζει ότι οι τέλειοι αριθμοί οι πρώτοι είναι το 6 και το 28, οι δύο πρώτοι τέλειοι γιατί οι Πιθαγωροί ανακάλυψαν του τέλειου αριθμού και αυτοί του ονόμασαν τελείους. Μάλιστα. Και πόσου τέλειου αριθμού γνώριζαν οι Πιθαγωροί, <coughs> του πρώτου τέσσερι: το 6, το 28, το 496. Που είναι και η ημερομηνία του θανάτου του Πυθαγόρου, 496 το προ, προ Χριστού, αλλά και ο αριθμό της φράσεω Έλλην Λόγος», γι' αυτό ο Έλλην Λόγος» είναι τέλειος, και μετά είναι το 8128. Και όλη η άρτιη, η ζυγή δηλαδή, τέλειοι αριθμοί, γιατί μέχρι σήμερα έχουμε ανακαλύψει 51 τελείους αριθμού. Ο 51 ος ανακαλύφθη στο τέλο του Δεκεμβρίου του 2018. Με βεβαίω δηλαδή, με ηλεκτρονικού υπολογιστέ Πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα, πριν τρει μήνε περίπου. <Σελίου> Με ειδικά προγράμματα ναι. έτσι, που τα έχουν φτιάξει κάποιοι Αμερικανοί προγραμματιστέ, ναι. που συμμετέχουν όλοι ε, από όλα τα κράτη-μέλη. Μαθηματικοί και λοιπόν, απλοί λοιπόν, λοιπόν, ναι. άνθρωποι σε αυτή την έρευνα, γιατί ο καθένα μπορεί να συμμετάσχει. Έχει σχέση ή επαφή με αυτού, ή απλά πήρε το πρόγραμμα. Εσύ. Α, από, από χρόνια έχω επαφή με αυτού. Έχω επικοινωνία, βεβαίω. Το πρόγραμμα λέγεται. Μάλλον αυτό το project, το πρόγραμμα, αυτό, όλο, έτσι, ναι, ναι. αυτό το, ε, το συγκροτημένο, το διεθνέ πρόγραμμα λέγεται GIMPS. Δηλαδή GIMPS ναι, το... Αυτό είναι Great Internet Mersenne Prime Search mm. Δηλαδή είναι η μεγάλη έρευνα που γίνεται για πρώτους αριθμούς του Μερσέν του Μαρίν Μερσέν από το διαδίκτυο Αυτό mm. σημαίνει αν το μεταφράσουμε mm. γιατί, γιατί έχει ονομαστεί έτσι αυτή η κατάσταση με τους πρώτους αριθμούς του Μερσέν Διότι οι αριθμοί που ε, είναι της μορφής 2 στην P-1 Όταν το P είναι prime, είναι πρώτος αριθμός όχι όμω για όλου του πρώτου, για πολύ ελάχιστου πρώτου εκθέτε, τότε όταν ο αριθμό 2 στην 5 1 είναι πρώτο, από αυτόν τον αριθμό, όταν αυτό πολλαπλασιαστεί με έναν άλλο αριθμό, εξάγονται όλοι οι τέλειοι αριθμοί. Αν ανακαλύψουμε δηλαδή ένα πρώτο αριθμό τη μορφή 2 στην 5 1, αμέσω έχουμε ανακαλύψει και τον αντίστοιχο τέλειο αριθμό. Αμέσω. Ναι. Και μέχρι σήμερα, είπαμε ότι το Δεκέμβριο, τέλο Δεκεμβρίου του 18 ανακαλύφθη ο 51 αφού γνωρίζουμε 51 πρώτου αριθμού του Μερσέ, γνωρίζουμε και 51 τελείω αριθμού. Γιατί λέγονται πρώτοι αριθμοί του Μερσέν, διότι ένα Γάλλο μοναχό μαθηματικό, ο Μαρίν Μερσέν, είχε ανακαλύψει αρκετού εκθέτε για την εποχή του, χωρί υπολογιστή βεβαίω, γιατί δεν υπήρχαν υπολογιστέ τότε. Εδώ είναι τώρα η αξία του πράγματο. Ακριβώ. Και ε... είχε κάνει και κάποια λάθη, γιατί κάποιο του είχε αναφέρει εσφαλμένο ότι είναι πρώτη ενώ δεν ήταν, και κάποιο του είχε παραλείψει. Είχε βρει όμω αρκετού. Ναι. Και γι' αυτό προ τη του εδόθη αυτό το όνομα. Σωστά. Και ονομάζονται Μερσέν Prime, δηλαδή η πρώτη του, του Μερσέν, Μερσέν ναι. στα αγγλικά, Μερσέν, Μερσέν. Μαρίν, Μερσέν στα γαλλικά. Και από εκεί ξεκίνησε αυτή η ονομασία και μετά ο Γουόλτμαν, ο George Γουόλτμαν έφτιαξε το πρόγραμμα αυτό, το GI, που λέμε που τώρα GIMPS, το project αυτό. Ναι. Το πρόγραμμα είναι με C, είναι με, για όσου ξέρουν από προγραμματισμό υπολογιστών. Είναι ανώτερο πρόγραμμα μαθηματικών και χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο του Λούκα Λέχμερ. Δεν θα το αναλύσουμε αυτό το πράγμα όμω τώρα. Όχι τώρα, ναι. ναι. Γιατί αυτό θέλει ανάλυση με παρουσία. Oh, Δεν μπορεί δε γίνεται... να το καταλαβαίνει είναι... μόνο εσύ και η άλλοι Άλλα ραδιοφωνικά και άλλα τα. Έτσι. PowerPoint που λέμε. Θα οργανώσουμε μια ομιλία σύντομα. Κάποια στιγμή, ν, αλλά θα ν, αναφέρουμε ν, πράγματα έτσι που είναι. Οργανωμένοι να έρθει ο κόσμο με... με εικόνα κλπ. Όχι πράγματα που είναι απολαύσεις. δυσνόητα. Ναι, ναι, να... απλά, ναι. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε... Γιατί δεν απευθυνόμαστε σε καθηγητέ πανεπιστημίου. Όχι παιδί μου, έτσι, απευθυνόμαστε... σε φίλου που γουστάρουν από αυτή δυνόμους. την πλευρά να ακούσουν κάποια πράγματα. Ναι. Λοιπόν, άρα είμαστε μυθοδία του καλοκαίρι του, του, του, του 2001. Εσύ θεωρεί ότι δεν είναι τυχαίο. <επιλίδι> Είχε πλησιάσει επιλέγει. και ο πλανήτης Άρης πολύ κοντά στη γη αυτό. τότε και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. σημασία. Αλλά ε, ε, ειλικρινά, εγώ το έχω αναφέρει και άλλη μία φορά μαζί. Το έχουμε αναφέρει ότι τον Ιανουάριο του 2001 είχα στείλει ένα email στην NASA και τους είχα πει ότι οι δύο τελευταίε αποστολέ που κάνατε ε, είχαν αποτύχει. Όπω γνωρίζετε, δεν είχαν ε, αρχαία ελληνικά ονόματα. Ναι. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι περισσότερε από τις αποστολέ που έχετε στείλει στο διάστημα ναι. Είχαν αρχαία ελληνικά ονόματα ναι. Και είχαν στεφθεί οι περισσότερε από αυτές με, με, επιτυχία, με απόλυτη επιτυχία Σχεδόν όλες Σχεδόν όλες Έτσι. Σας προτείνω λοιπόν, του είχα πει, να δώσετε στην επόμενη αποστολή ένα ελληνικό όνομα ναι. Διότι κατά τον Πλάτωνα, επειδή και όλοι οι πλανήτες και οι πιο πολλοί δορυφόροι και το, το σύμπαν ολόκληρο. Έχει κάποια όνοματα Για να εναρμονιστεί η κατάσταση αυτή, θα πρέπει να έχετε και στην αποστολή εσεί ένα ελληνικό όνομα. Να. Αρχαίο ελληνικό όνομα. Μου απήντησαν μετά από μια εβδομάδα, μου είπαν ότι έχουν θέσει το συγκεκριμένο αυτό θέμα, την πρότασή μου, στο αρμόδιο συμβούλιο. Και αν αυτό αποφανθεί ότι πρέπει να γίνει, θα, έξι, γίνει. θα γίνει. Με ευχαρίστησαν, μου είπαν ότι αν θέλετε να μα προτείνετε κάτι άλλο, είμαστε στη διάθεσή σα. Ε, βέβαια, δεν είναι κομπλεξική ιδέα. Θέλουν και προτάσει. Και, και όχι μόνο το έπραξαν αυτό αλλά συνεργάστηκαν και με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου ναι. και δημιουργήθηκε αυτό το αριστούργημα που καλείται μυθοδία, ναι. που ισοψηφεί με τη λέξη γεωμετρία με το 1264 ναι. και εδώ πηγαίνουμε πάλι στο Πλάτωνα, ο οποίος τι είχε πει. Η γεωμετρία εστιν μύτηρ πάσης παιδείας. Δηλαδή η μητέρα όλων των επιστημών είναι η γεωμετρία. Γιατί όμως. Γι' αυτό ο Πλάτων είχε την επιγραφή μυθής αγεωμέτρητος εισήτος γιατί δεν σταματάει εκεί, είχε αυτέ τι τρει λέξει, αλλά συνεχίζεται η ρίση. Αυτό ήταν ο τίτλο, να πούμε έτσι. Είναι το ξεκίνημα ναι, ναι. τη φιλοσοφική ρίση του Πλάτωνος, ναι, ναι. η οποία συνεχίζει ω εξή. Του Γαρ αι όντω, η γεωμετρική γνώση εστιν Διότι. Η συνέχεια φράση. Ναι, διότι του Θεού είναι η γνώση τη γεωμετρία. Ποιο ναι. είναι το ΑΗ, μονο ο Θεό. Το ΑΗ. Σωστό. Δηλαδή, όλη οι φράσει είναι μηδή αγεωμέριτο Ισίτο του γαρ αΐ οντός η γεωμετρική γνώσις εστίν. Γι' αυτό και είπε ο Πλάτων αΐ ο Θεός Ομέχας γεωμετρή. Γι' αυτό εις πείς, η τελευταία που το θυμάμαι εγώ σε μια άλλη εκπομπή και θα το κάνουμε σε άλλη εκπομπή συζήτηση ότι πέραν από το, το τσιμπανόλο ξέρει τον Πλάτων ω μέγα φιλόσοφο από σένα εγώ τουλάχιστον που εγώ κινούμαι και μαθαίνω και ακούω. Ε, είσαι αυτός που είπε ότι είναι και μέγας μαθηματικός. Ε, και μέγας μαθηματικός. Και έγραψε ένα μόνο... βιβλίο γι' αυτό. Βεβαίως και όχι Μάλιστα. μόνο στο, στο βιβλίο μου η αλφαριθμητική εφυΐα της ελληνικής γλώσσας ναι, εκεί ναι. το αναφέρω αυτό. Φε... Και όχι μόνο γεωμέτρης, ο Πλάτων γνώριζε πολύ καλά γεωμετρία. Ναι. απόδειξε είναι ότι έλυσε και το δήλειον πρόβλημα όχι με γεωμετρική λύση, γιατί ναι. έχει αποδειχθεί και το ήξερε και ο ίδιο ο Πλάτων ότι δεν είναι γεωμετρικό το πρόβλημα αυτό με κανόνα και διαβήτη, Αλλά χρησιμοποίησε και κάποιε άλλε μεθόδου ναι. για να το λύσει. Για ναι. να του δώσει μια προτινόμενη λύση. Ναι. Για να επαληθευτεί ο χρησμό που είχαν πάρει από την πυθία. Ναι. Για να λύσουν ναι. το πρόβλημα του λοιμού που είχαν. Του λοιμού, ναι. Στη δήλωση. Αλλά ο Πλάτων αποδεικνύεται από πού. Από το κείμενο νόμι και συγκεκριμένα από το 738 ΑΒ. Ναι. Εκεί κοντά είναι, στο σημείο αυτό είναι. Που αναφέρει. Και λέει ο Πλατών, τι αριθμό και ποιο χρησιμότατο πάση πόλεσιν αν ή, e. δηλαδή ποιο είναι ο αριθμό εκείνο ο οποίο είναι ο πιο χρήσιμο για όλε τι πόλει. Για όλε εννοούσε, δηλαδή, ποιο είναι ο ιδανικό αριθμό για τον πληθυσμό μια πολιτείας, για οποία, να είναι ο κόσμος εναρμονισμένο. Να ζει αρμονικά και οπτικισμένο. Ακριβώ. <Σ faço> και όρισε τον πληθυσμό τη ιδανική πολιτεία, <similarities> Με τον αριθμό 5.040 5.040 Δηλαδή μια ιδανική πολιτεία Πρέπει Θέλει να, να έχει 5.040 κατοίκους να Ακριβώς 5.040 κατοίκους ναι. Διαβάζοντας πλάτωνα ο Μαρκ Zuckerberg Του facebook τι έχει κάνει Έχει βάλει 5.000 Και αυτό έχει βάλει το 5.000 στους φίλους Και κλείνει το... ο φίλος Και, και κλείνει και... η σελίδα Έχει μια απόκληση 40 μονάδες Μια ερώτηση βιολογικού περιεχόμενου. Έχουμε μια απόλυ 5.040 κατοίκων αυτοί οι μοιραίες θα γεννήσουν. Οι υπόλοιποι από το 40 ή μετά τι θα τους κάνουμε. Θα δημιουργηθεί μία νέα. Α... Φαντάσου πώς θα ήταν ο νομός Αττικής. Έτσι. Αν δεν είχαμε την κατάσταση τη χαοτική αυτή και αν είχαμε όπως έχω προτείνει εγώ 1.190-1.200 περίπου έχω υπολογίσει. Πόλεις από 5.000 κατοικούς. Από 5.040 όπως λέει ο Πλάτων. Και όχι από 5 5.000.400.000 νεόπλευρε εδώ. Όλε κυκλικέ, γιατί ο κύκλο είναι το τέλειο σχήμα του επίπεδου. Ναι. Με μία απόσταση μία από την άλλη, η οποία είναι συγκεκριμένη και δημιουργεί, δημιουργεί ένα συμπαντικό μοντέλο το οποίο συσχετίζεται με τον ουράνιο χάρτη. Χιλιο, χιλιομετρικά μιλάς τώρα. Είναι... Συσχετικά μεταξύ του. Ναι, φυσικά. Ε εκεί θα υπήρχε η απόλυτη αρμονία. Δεν θα έχει διαταράξει τη φύση. Ναι. Δεν θα έχει το χάο το κυκλοφοριακό. Δεν θα έχει τη που έχει. Ναι. Δεν θα έχει όλα αυτά τα άσχημα που υπάρχουν σήμερα. Και το, εξ αυτών των λόγων ο κόσμο ε, στην πόλη είναι συμπιεσμένο ψυχολογικά. Ακριβώ. Συμπιεσμένο Τι δημιουργείται, θα το πούμε για πρώτη φορά, δημιουργείται το λεγόμενο στρες. stress. Το σίγμα είναι 200, το ταφ είναι 300, το ρο είναι 100, το ε είναι 5 και το σίγμα είναι πάλι 200. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά, ποιο αριθμό θα βγει, Το 805. 8 και 0 και 5 τι μα κάνει, 13. Είναι ο αριθμό του θανάτου, το 13. 13. Ακόμη και αν πάρουμε τη λέξη βία. Το β, το δηλαδή 2, η λέξη θάνατο έχει 13. Οι λέξει βία ναι. έχουν τον αριθμό 13. Οι ναι. λέξει θάνατον στην Αιτιατική. Τον θάνατον. Έχει, ναι, έχει τον αριθμό 481, 4 και 8 και 1, κάνει 13. Η λέξη δολοφονία έχει το 805, 8 και 0 και 5, πάλι 13. Ναι. Α, αυτή, σ, σ, σ, σ, σ. Αλλά οι λέξει stress και η δολοφονία και οι δύο έχουν τον ίδιο αριθμό. Άρα το stress μα σκοτώνει. Ναι, το δεν είπε προηγουμένω. Ακριβώ. Αποκρίνεται και αυτό, παρότι δεν είναι ελληνική λέξη. Ναι. Όταν τη μετρήσουμε. Ναι, αυτό πια σου δέχει... τώρα ότι αυτή η λέξη δεν είναι ελληνογενή. Δεν είναι, φυσικά και δεν είναι. Όμω. Έχει δεν το είναι... ίδιο αποτέλεσμα. Έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Περίεργο. πολύ περίεργο. Ωραία. Λοιπόν, ε, εγώ έχω διαλέξει μερικά τραγούδια από τη μυθοδία, απέξουμε, αβαλάσουμε άλλα. Μερικά κομμάτια καταπληκτικά. Ναι, το μύμα 2 θα βάλω τώρα. Είναι το, το καλύτερο αυτό κατά τη γνώμη μου. Ναι, το μύμα 1 είναι αυτό που ξεκινάμε. Το θέμα είναι το εξής, για να κλείσουμε την παρένθεση, για να το αναλύσουμε μετά. Άρα, ε, κρατάμε, επιλογή δεν είναι τυχαία των ημιρομηνιών. Καθόλου. Ο άρεσε εκείνη την περίοδο είναι πολύ κοντά στη γη. Έτσι. Θα κατέβει το Pathfinder. Κάνει... Mars Odyssey το ονόμασε, το σκάφος. Μπράβο. Την αποστολή. Θα προσεδαφιστεί στον Άρη και εκείνη την ώρα... Η εκείνε τι ώρε, α πούμε, για τα απόγευμα συναυλία. Και δεν το όνομασε τυχαία, γιατί αφού οι δύο προηγούμενε αποστολέ είχαν αποτύχει, ναι. υπήρχε μια Οδύσσια πάλι των Αμερικανών τη ΝΑΣΑ για να προσεγγίσει πάλι τον Άρη, και αυτό ναι. το όνομασε Mars Odyssey. Ναι. Και ο πατέρα του Παθανασίου, του Ευαγγέλου Παθανασίου, ονομαζόταν Οδυσεύ. Τυχαία, ναι. δεν νομίζω. Όχι. Λοιπόν. Ε, αλλά ο Οδυσεύ χαρακτηρίζεται ότι είναι πολυμήχανος. Εάν γράψουμε τη φράση Ο Οδυσεύ, τον ενεργοποιούμε με το άρθρο, τον οπλίζουμε. Έχουμε τον αριθμό 1549 Τον ίδιο αριθμό έχει και η λέξη Πολυμήχανος ακριβώς Έλα ρε ακριβώς. Η λέξη Α, Οδυσσέας Ο Οδυσσέας 1549 Όπως είναι χωρίς την παραμικρή Αλλαγή, Αλλαγή. Yeah. Πολυμήχανος πάλι 1549 Τρελό. Μήπως έδωσες εσύ το όνομα πολυμήχανο ή εγώ ή yeah. άλλο. Έτσι. Κάποιο άλλος αλλά πολύ στο απότατο παρελθόν Τρελό αυτό βγαίνει ο φίλος μου εδώ, ακρόατο, λέει, καλησπέρα, μπαίνουν εκεί φίλοι στην παρέα, λέει, ο αριθμός 13 σχετίζεται με τις 13 φορές που η σελήνη διανύει τον, ουρα... τον ουρανό σε ένα χρόνο. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, γιατί η περίοδος περιστροφής της σελήνης είναι 28 ημέρες, περίπου. Ναι. Επομένως, εάν το κάνουμε αυτό 13 επί 28, τι θα μας δώσει, 364, θα υπάρχει μόνο μία ημέρα διαφορά, άρα αν δημιουργήσουμε... 20, ε, ε, αν δημιουργήσουμε 13 μήνες με 28 ημέρες ο καθένας, ο ένας μήνας από τους 13 μπορεί να έχει 29 και οι άλλοι να έχουν 12-28 και έχουμε πάλι 365 ημέρες. Ναι. Μπορούμε δηλαδή μια εναλλακτική αντί να έχουμε 12 να έχουμε 13 μήνες. Ναι. Δεν το προτείνω γιατί το 13 δεν είναι, δεν είναι ο αριθμό τόσο ο, καλός που, που, αρμόζει. που αρμόζει και το 12 έτσι είναι, ένας, είναι το κλειδί του πλάτωνος. Καλός έχουμε τους 12 μήνες, δεν το προτείνω το 13. Είναι επικίνδυνος αριθμός. Λοιπόν, επίθελη χειροκρότημα οδώ ακρός αγόρη μου Λοιπόν ε, Τι να συμπληρώσουμε έτσι σε ροή Και δεν μποάς σε διακόπτο ε, Πάνω στην Οδύσσια τώρα που μας είναι αρχή Ή να βάλω το τραγούδι και να πας σε αναλύσεις Βάλε καλύτερα θα... το κομμάτι Ωραία Βάσουμε το κομμάτι Από τη φίλη για τους φίλους που θα ψαχτούν στο Αργότερα είναι το movement 2 Μισολεπτό; λεπτό Το έχω πατήσει Να πάρει μπρο. Εδώ είμαστε Εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι. Αλμπέτο 14. Ακόμα γνωστοί επισκέπτε, Λευτέρη Αργυρόπουλο, κοντά μα και οφείλω να πω και νομίζω ότι είναι κοινή η αποδοχή ότι αυτέ οι εκπομπέ δεν υπάρχουν πουθενά ούτε μπορούν να γίνουν από κανέναν. Ναι. Δεν το λέμε εγωιστικά, είναι η πραγματικότητα πλέον και είναι η πρώτη φορά που κάποιο αναλύει μαθηματικά τη μυθοδία. Και θα επιτάχυνω τα τηλέφωνα γιατί και με την Τζαν να μιλήσουμε Δηλαδή δεν κάνω πλάκα τώρα ελεύθερη. Πρέπει να πάμε λίγο παρακάτω Αυτοί που μπορούνε και έχουν μείνει όρθιοι Πρέπει να έρθεις σε άμεση επαφή με τον Ευαγγελό Σε πριπέ ραντεβού σε πρώτη φάση έστω Γιατί τον ρώτησα κάτι τώρα Και ετοιμάζεται να αναλύσει λέξη με λέξη Το δια, έλα, και κλπ. και λοιπά. Ε, και θα το κάνει ανακοίνωση και θέλει πρώτα να το στείλει ή να το ακούσει να του το πει να το δει Ο Βαγγέλης ο οποίος αύριο έχει και, τα, και τη γιορτή του Και όλοι ελύτερος, είμαστε μαζί ελύτερος. του γιατί είμαστε λάτρεις της μουσικής του Εγώ τουλάχιστον είμαι από την δεκαετία του 70 και από πριν από του φόρμινγκς Όλα τα έργα τα έχουμε Λοιπόν πριν πάμε παρακάτω να απαντήσουμε σε ένα φίλο το Βασίλη που λέει μήπω ο κύριος Αργυρόπουλος θα μπορούσε να μας πει εάν χρησιμοποιεί στις αναλύσεις και τις έρευνε που κάνεις και τα 27 γραμμάτα. Ε, εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό εννοείται αυτό. και μάλιστα στο εξώφυλλον του ε, τρίτου βιβλίου μου με τίτλο «Η Σοφία των Συναρίθμων» που έχει εκδοθεί από το 2004 και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και έχει επανακδοθεί το 2018. Θα πω μια τεμβλία μετά, ναι. Ε, εκεί ε, εξάγεται η μαθηματική σταθερά 2π, ναι. το 6,28 κλπ. Χρησιμοποιώντα το κόπα αντί για το κάπα για τη λέξη κύκλο. Ναι. Εξάγεται γράφοντα τη λέξη κύκλο με κόπα. Με κόπα. Προφέρεται ακριβώ όπω το κάπα, αλλά έχει άλλη αριθμητική αξία. Ναι, ναι, ναι. Όμω είναι τέτοια η δύναμη τη αριθμοσοφία που μπορεί να αντισταθμίσει αυτή τη διαφορά, να την υπολογίσει ναι. και να την ε, συγκεκριμενοποιήσει και να δώσει πάλι ισοψηφία, διότι αν γράψουμε τη λέξη κύκλο με κόπα, τότε αντί για 740, ο αριθμό που προκύπτει είναι. 810. Για ποιο λόγο. Διότι το, το κόπα έχει τον αριθμό 90, ενώ το κάπα έχει τον αριθμό 20. Και ενώ 19. ακούγεται το ίδιο, το κάπα, α πούμε. Το κάπα η, έχει 20. Η αριθμολογία είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική ακριβώ. Το κάπα αντιστοιχεί με το 20, το κόπα με το 90. Να. Πόσο κάνει ένα 90-20. 70. 90. Άρα η διαφορά μπορεί να, να αντισταθμιστεί κατευθείαν με το όμικρον, που είναι το 70. Άρα μπορούμε να έχουμε την καταπληκτική ισοψηφία. Κύκλο με κόπα, ίσον ο κύκλο με κάπα. Και τα δύο θα έχουν το 810. Εδώ ο Βασίλη μου αυτό. λέει και κάτι οκονομική. άλλο Μου λέει όμως το 6, το 90 και το 900 Κάνουν το 996 Δεν αντιστοιχούν λέει σήμερα στο αλφαβήτο Δεν, ναι, δεν, δεν, τα, δεν εμπεριέχονται ναι. στα 24 γράμματα του αλφαβήτου Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι αριθμητικές αξίες των υπολείπων γραμμάτων ε, Αλλάζουν, δεν αλλάζουν, παραμένουν ως είχαν ναι. Δηλαδή μπορεί να μην χρησιμοποιείται το δίγαμα που είναι το 6 <Καιχε> Αλλά το ζ είναι το 7 Μπορεί να μην χρησιμοποιείτε το κόπα που είναι το 90, αλλά το πι είναι 80 και το ρο είναι 100. Δηλαδή οι αξίε των γραμμάτων των 24 των 50. Εμπεριέχονται, εμπεριέχονται στου άλλου. που έχουν παραμείνει και χρησιμοποιούνται. Γιατί το αλφάβητο κανονικά έχει 27 γραμμάτα, το έχουμε πει πολλέ φορέ. Ναι. Δεν αλλοιώνονται. Σουσού. Κατά το παραμικρό. Δεν αλλοιώνονται. Είναι αναλύωτε. Δεν υπάρχει αριθμοσοφία πιθαγόριο αν αλλοιώσουμε το παραμικρό από την αντιστοιχία αυτών των γραμμάτων και των αριθμών. Απαγορεύεται ρητό ε, να γίνει ε, ε, κάτι τέτοιο. Ακούσαμε τώρα ένα απόσπασμα, όχι απόσπασμα, το... Το δεύτερο κομμάτι από τη Μυθοδία, το movement 2. Κίνηση 2. Ωραία. Τι εμπεριέχεται εκεί μέσα, με όποιο τρόπο σου μπορεί να το εκφράσεις γιατί κάποια πράγματα ετοιμάζει σαν ανάλυση και δεν θες να τα πεις. Ναι, εκεί... Ώστε εμά φιλοσοφικά και συμβολικά να το πιάσουμε, κατάλαβες. Εκεί πρέπει να αναλύσουμε το όνομα Δίας ναι. και το όνομα Ζεύση. Μάλιστα. Το όνομα δίας δηλαδή και έχει... τι δύο υποστάσει. Ακριβώ. Ε, το όνομα Δίας έχει τον αριθμό 215 mm -hmm. και καταλήγει, καταλήγει στο 8 πιθυμενικά, 2 και 1 και 5 mm -hmm. και το όνομα Ζεύση έχει τον αριθμό 612. Mm -hmm. Δηλαδή βλέπουμε και στα δύο αυτά ονόματα να υπάρχουν κοινή αριθμή το 1 και το 2 και η μη κοινή αριθμή είναι το 5 και το 6. Από το 612 καταλήγουμε... Στο 9 που είναι ο ρυθμός του πνεύματος και είναι τέλειον τετράγωνο του 3 ναι. ενώ από το 215 καταλήγουμε στο 8 που είναι τέλειος κύβο, Είναι 2 επί 2 επί 2. Το 8. Το 8. Είναι ο πρώτος τέλειος κύβος. Έτσι. Δεν παίρνουμε τη μονάδα σαν πρώτο τέλειο κύβο. Για ποιο λόγο. Γιατί η μονάδα υψουμένη σε οποιαδήποτε δύναμη επαναλαμβάνει τον εαυτό της. Γι' αυτό το λόγο το εξηγούμε. Τώρα, το Δία βγαίνει 8, το Ζεύ σε 9. Έχει... Πιθυμενικά. Ναι, ναι. Έχει συσχέτιση ότι είναι ο, ο αμέσω μετά αριθμό ο, ο ένα από τον άλλον. Το Βεβαίω έχει. Γιατί το 8 είναι <χω> αρτίος και το 9 είναι περιτό. Το ένα είναι τέλειο τετράγωνο και το άλλο είναι τέλειο κύβο. Άρα το ένα αντιστοιχεί σε επιφάνεια και το άλλο στον τρισδιάστατο χώρο. Και τα δύο είναι τέλειες δυνάμεις. Ναι. Τέλειον τετράγωνο, δηλαδή τρία είναι το τετράγωνο εννέα, δύο εις στον Κύβον, δύο εις στην τρίτη, δύο επί δύο επί δύο, οκτώ. Ναι. Επομένως, και όχι μόνο, έχει και με κάτι άλλο πολύ πιο σοβαρό σχέση. Όπως. Με την ικασία του Κάταλαν, την οποία την απέδειξε ο Πρέντα Μιχαηλέσκου. Δηλαδή. Η διοφατική εξίσωση. Έτσι. Κάπα νη. Ναι. Μείον. Έτσι. Ε, νη στην κάπα αν τη δούμε έτσι δηλαδή έχουμε το 3 στο τετράγωνο μείον 2 στην τρίτη το 3 στο τετράγωνο τι κάνει, κάνει το 9 που είπαμε ναι. και το 2 στην τρίτη τι κάνει το 6 το 2 επί 3 κάνει 6, το 8 το 2 Α, το... Τέτοι, ναι. στο τετράγωνο, το 8. Επί... επί 2 επί 2 <σχυ> ε, ναι, ναι, ναι. κάνει το 8 <σχυ> το 9 μείον το 8 μας κάνει τη μονάδα ναι. ο <σχυ> Πρέντα Μιχαηλέσκου το 2002 απέδειξε μετά από 168 χρόνια που οι μαθηματικοί προσπαθούσαν να το αποδείξουν αυτό ότι οι μοναδικοί αριθμοί που μπορούν να ικανοποιούν τη συνθήκη ο ένα υψηλό στον άλλο, μείον τον άλλο υψούμε στον προηγούμενο, ναι. να μα κάνουν τη διαφο σαν διαφορά τη μονάδα. Ναι. Είναι μόνο το 2 και το 3. Και ότι δεν υπάρχει άλλο ζεύγος φυσικών αριθμών μπορεί να το κάνει αυτό. Μόσα. Μόνο αυτή. Κανένα άλλο. Απλό να το διατυπώσει. Πάρα Αλλά πολύ δύσκολο, δύσκολο να το βρεις. Πάρα πολύ δύσκολο να το αποδείξει. Ναι, ναι, 168 το. χρόνια πέρασαν για να αποδηχθεί η εργασία του κάταλαν, την οποία την απέδειξε. Ο Πρέντα Μιχαηλέσκου, ο οποίος τώρα είναι καθηγητής πανεπιστημίου στη Γερμανία. Μετά από αυτή την καταπληκτική αποστολή. Το όνομά παρα... του παραπέμπει σε ρουμάνικη καταγωγή. Ναι, είναι, είναι Ρουμάνος. Ρουμάνος. Βέβαια. Λοιπόν, το εννέα, από ό,τι ξέρω εγώ, είναι δύο λέξεις Ναι. Είναι εν και νέα. Εν και, και νέα. Το και νέο εν. Ακριβώ, είναι η νέα ακολουθία που θα έρθει μετά από Ακλίνει την το και Αυτό είναι. Και ο από τη λέξη είναι Ο Από τη λέξη Εον ή Ε, διο, νε, ε. Και, και Α και α. Είναι τρει άση. Ναι. Καταλήγει στο 3. Ναι. Το 3 όμω είναι η τετραγωνική ρίζα του 9 γιατί 3 επί 3 είναι 9. Ναι. Είναι αυτό που είπε. Γιατί κλείνει η ακολουθία των μονοψηφίων από το 1 έω και το 9 και αρχίζει το. μέτα είναι που έχουμε συνηθίσει εμεί είναι το 0, αλλά το 0 δεν είναι, είναι, είναι... είναι 0. Ναι, ακριβώς. Είναι 0 1. Ακριβώ. Έτσι. Είναι 0. Δεν εν. είναι ένα, δηλαδή. Δεν είναι ένα. Είναι, δηλαδή. είναι, είναι όμω ο αριθμό που χωρίζει Του θετικού από του αρνητικού. Ναι. Εάν παραστήσουμε όλου του πραγματικού αριθμού πάνω σε μια ευθεία, ναι. η οποία βεβαίω δεν έχει αρχή ούτε τέλο, ναι. γι' αυτό και λέγεται ευθεία. Δεν είναι ούτε η μία ευθεία ούτε ευθεία τμήμα, τότε το μέσο τη ευθεία αυτή, στο μέσο αυτή τη ευθεία, είναι το 0. Και ξανά αρχή, από την αρχή. Και όποιο αριθμό πολλαπλασιαστεί επί μηδέν έχουμε σαν αποτέλεσμα το 0. Και σε όποιον αριθμό προσθέσουμε το 0. Επαναλαμβάνεται ο, ο ίδιο αριθμό. Αυτό που λέω τάση εδώ, γιατί οι Πειθαγόροι θεωρούσαν κατά κάποιο τρόπο ότι το 1 και το 2 δεν είναι αριθμοί. Δεν το ξέρω. Αυτό, Στο θέτω να το απαντήσεις Προσέξτε, εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε: Α πούμε το εξή. Ε, δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Ε, είναι ότι είχαν αναφέρει ότι η μονάς ή αλλιώ το 1 δεν είναι ούτε πρώτο ούτε σύνθετο αριθμό. Το 1. Το δεν είναι. Το 2 είναι ο πρώτο από του πρώτου αριθμού. Θα πούμε τι είναι οι πρώτοι αριθμοί. Οι πρώτοι αριθμοί είναι αυτοί που διέρονται μόνο με τον εαυτό του και με τη μονάδα. Mm -hmm. Και ο μοναδικό ζυγό, άρτιος πρώτο αριθμό. Το 2. Το είναι εξαιρετικά σημαντικό αριθμό ο αριθμό τη διάδοση. Και αν πάρουμε τη λέξη διά με ε, ο λεξάριθμός τη είναι το 605. Mm -hmm. Από τον οποίο λαμβάνουμε 6 και 0 και 5 Το 11 και από τις δύο μονάδες Καταλήγουμε πυθμενικώς στο 2 στο Αν πάρουμε τη λέξη N. Το ε με το 5, 5. Και το νη με το 50 Αν τα προσθέσουμε 50, καταλήγουμε 5. στο 55 5 και 5 είναι 10 Εν και, και 0 πάλι στο N. Κατάλαβα. Επίσης ο αριθμό 55 <σχ> Είναι ίσω με το άθροισμα Των πρώτων 10 διαδοχικών Φυσικών αριθμών Δηλαδή 1 και 2 και 3 και τέσσερα και πέντε και 6 και 7 και 8 και 9 και 10. Αυτό το άθροισμα κάνει τον αριθμό, ισούται με τον αριθμό 55. 55. Και είναι και ο αριθμό τη ακολουθεί, τη καλουμένη ακολουθία φιμονάτσι, ναι. την οποία αποκλείται η πειθαγορία να μην είχαν ανακαλύψει. Και αυτό φαίνεται από, τα, από την αναλογία, από τι αναλλοέ, τι αριθμητικέ των διαζωμάτων στο θέατρο τη Επιδάρου. αυτό πε. Οι οποίε είναι, είναι, είναι αποδείξει ότι οι αρχαίοι Έλληνε γνώριζαν. την Αποκαλουμένη ακολουθία Φιμπονάτσι. Δεν είναι ναι. ακολουθία Φιμπονάτσι. Είναι ήταν χιλιάδε χρόνια. Των απλά μετά από μπήκε 1000... το όνομά του με... σε αυτό που επανέφερε. Μετά από 1600 και χρόνια. Ναι. Αν έφερε αυτή την ακολουθία και, και πήρε το όνομά του. Και... Το όνομά το ναι. ήταν Λεονάρντο Πιζάνο. Ναι, ναι. Έτσι. Το... Και γι' αυτό μετά η το... Φιμπονάτσι, ο Λεονάρντο από την Πίζα δηλαδή. Η ε, ακολουθία Φιμπονάτση ξεκινάει και με το Φι, με το φι και το Ι. Αν γράψουμε με ελληνικά δηλαδή το όνομα Φιμπονάτση ναι. και μάλιστα αν το λεξαρτημίσουμε, ναι. θα δούμε κάτι καταπληκτικό. Αν γράψουμε το όνομα Φιμπονάτση με ελληνικά γράμματα, τα δύο πρώτα γράμματα είναι το Φι και το Ι. Είναι το Φι. Ναι. Και το πρώτο γράμμα είναι το Φι, το οποίο είναι το σύμβολο τη χρυσή τομή. Και εδώ έχουμε το εξή καταπληκτικό. Θα πούμε και για το όνομα Φιμπονάτση, τι, τι αριθμό εξάγεται. Ναι. Ότι η αριθμητική αξία τη χρυσή τομή του Φ είναι 1,618. Με τα 1, πρώτα τέσσερα. 1,618. Έτσι, έτσι. Έτσι. Έτσι, έτσι. Εάν παραλείψουμε Γιατί τη... εσύ λε και καμιά 35 γράμματα πίσω. 1,618, 0,3, 39, 1, 8, 8, 87 κλπ. Έτσι, με τα πρώτα 10 δεκαδικά ψηφία. Αν πούμε 1,6 τώρα για να είμαστε. 1,618 πρέπει να πούμε, γιατί μετά είναι το 0. Οπότε, άμα πούμε αυτό, η προσέγγιση είναι καταπληκτική. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι αν γράψουμε τη φράση «Η ιερά αρχιτεκτονική, ναι. μαζί με το άρθρο έτσι, η ιερά, ιερά αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική, η οποία έχει τεράστια σχέση με τον αριθμό τη χρυσή τομή, θα προκύψει ω λεξαριθμικό άθροισμα ποιο αριθμό, το 1618 ακριβώ. Τι είναι το 1618, Είναι τα τέσσερα πρώτα ψηφία τη χρυσή τομή του ΦΥ, το 1,618 χωρί την υποδιαστολή. Γιατί, γιατί ο λεξάριθμο δεν μπορεί να σου δώσει με υποδιαστολή κάτι, δεν μπορεί να σου δώσει κάτι που να έχει υποδιαστολή, σου δίνει πάντα θετικού ακαιραίου. Λοιπόν, ξαναπέσαι τη φράση. Η ιερά αρχιτεκτονική. Η ιερά αρχιτεκτονική βγαίνει ,618. 1,618. 1618. Ναι, που είναι εγώ, τα, τέσσερα, κόμμα, ναι. τα τέσσερα πρώτα ψηφία από το 1,618 ναι, με ναι, απόλυτη ναι. ακρίβεια στη θέση του. Απίστευτο. Ε. Σου λέει δηλαδή, άνθρωπε, η ιερά αρχιτεκτονική είναι η αρχιτεκτονική με την οποία το Θείο σε κατασκεύασε και κατασκεύασε φύση, το σύμπαν και τα πάντα. Εάν θέλει και εσύ να έχει αρμονία στη ζωή σου, και αυτό απευθύνομαι προ του αρχιτέκτονες που μπορεί να μα ακούν τώρα ή να μα ακούσουν στο μέλλον, ναι. χρησιμοποιήστε τη χρυσή τομή. Μην φεύγετε από τη χρυσή τομή. Ο Θεό αυτή χρησιμοποίησε για να δημιουργήσει. Εσεί γιατί δεν τη χρησιμοποιείτε, Πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε. Και αν πάμε λοιπόν τώρα στο όνομα Φιμπονάτσι, θα δούμε ότι ο αριθμό του ονόματος Φιμπονάτσι είναι 1261. Τον ίδιο ακριβώ όμω αριθμό έχει και το όνομα Πλάτων. Πώ ερμηνεύεται τώρα εδώ. Περιμένε πριν το κάνει αυτό. Εσύ δεν ξεχνιέσαι σε αυτά που θες να πεις Ήθελα να σου πριν και τώρα πήγε να το πει: Μόνο το λέω, πίτητες, και το οι φίλοι. Πολλέ φορέ έχω προσέξει που παίρνει ένα όνομα, ας, Με το Γιώργο. Λέμε τώρα. Γεώργιος. Ναι, το Γιώργιος. Τώρα τι είπες. Και βγάζει μία είπε τώρα. Ναι. Άμα βάλει και το άρθρο και φτιάξει τη φράση <κοί> Ο Γεώργιος, ναι. Έχει τον ίδιο αριθμό με το όνομα Πλάτων 1261. Και το Και τώρα, πρόσεχε το τώρα. Τα δεδομένα στο <laughs> Πάω να πω το εξή όμω. Λε Γιώργιο, γράφει και Τζόρτζα, α πούμε στα λατινικά και κάνει κάτι ισοψηφίε. Πώ γίνεται αυτή η συγκυρία, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό το κάνω, το κάνω σε ειδικέ περιπτώσει όταν ναι. έχω ξένα ονόματα. Ναι, πρέπει... όπω τώρα επειδή είμαστε στο Φιμπονάτσι για αυτό ναι, ναι, ναι, Ακριβώ και πρέπει να τα λεξαριθμίσω να δω πού καταλήγουν και αν έχουν σχέση με αυτό που κάνουν. Ακριβώ. Και όταν... βλέπει ότι 9 στα 10 είναι μέσα, θα συμφωνήσω μαζί σου. Ε, ε, εγώ ερώτηση: πιστεύω, Εγώ πιστεύω ότι είναι όλα. Απλώ μπορεί ορισμένα Κάποια, να, μην, ναι. να μην μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε γιατί ναι. ακόμη. Για παράδειγμα, όταν ανακάλυψα εγώ πριν από περίπου 10 χρόνια την ισοψηφία Φιμπονάτση ίσων πλάτων, ναι. τότε την ανακάλυψα για πρώτη φορά. Ναι. Είπα, εντάξει, ο Φιμπονάτσι ασχολήθηκε με τα μαθηματικά, με του αριθμού. Ο Πλάτων και αυτό είχε λατρεία με του αριθμού. Ναι. Και ο ένα ήξερε κάποια γεωμετρία, ο άλλο, ο Πλάτων, ήξερε πολύ περισσότερη γεωμετρία. Okay. Άρα έχουν κοινά σημεία. Άρα στο, εδώ, αντικείμενο αυτό. στο αντικείμενο <laughs> αυτό. Άρα η αριθμοσοφία μπορεί να του συσχετίσει επιτυχώ. Στην πορεία όμω, το ναι. 2013, όταν έγραψα το 8ο βιβλίο με τίτλο Η Αλφαριθμητική Εφημερική Γλώσση. Ναι. όπου έχω δύο κεφάλαια για τον κώδικα του Πλάτωνο. Ναι. Εκεί συνειδητοποίησα γιατί η αριθμοσοφία. Συσχετίζει και τους δύο με τον αριθμό 1261 Γιατί Γιατί Όπως ο Φιμπονάτσι μας μιλά Για την ακολουθία του Την τόσο διάσημη Που ναι. είναι ακολουθία των Πυθαγορείων, ναι. Η οποία είναι 1-1-2-3-5-8-13 21-34-55-89-144 87 Έτσι 25 Το οποίο Έτσι, το οποίον, εάν πάρουμε Τον επόμενο για τον προηγούμενο αριθμό Βλέπουμε ότι τα πηλίκα αυτά συγκλίνουν προς το χρυσό αριθμό ΦΗ, γι' αυτό έχει τεράστια σχέση αυτή η ακολουθία, όπως και η ακολουθία του Λούκας που είναι 2, 1, 3, 4, 7, 11 18, 29, 47, 76, 123, 199, 3, 22, 5, 21, 8, 43, 13, 64 κλπ. Όλες αυτές οι ακολουθίες και οι δύο έχουν σχέση άρρηκτη με τον αριθμό φύ. Και ποια είναι η σχέση αυτή. Ένα όρο, διά τον προηγούμενο του, ναι. Το πηλίκον αυτό εάν το ε, υπολογίσουμε θα δούμε ότι όσο προχωράμε προς τα επόμενα πηλίκα τα διαδοχικά τα δεκαδικά ψηφία που λαμβάνουμε του χρυσού αριθμού φ είναι όλο και περισσότερα σωστά στη θέση τους. Όταν φτάσουμε στο άπειρο, παίρνουμε τα άπειρα δικατικά ψηφία του χρυσού αριθμού ΦΠ, που βεβαίω είναι άρρητο αριθμό. Ναι. Αλλά όχι υπερβατικός, όπω το πει. Το πει είναι υπερβατικός, Δεν είναι μόνο άρρητο, είναι και άρρητο και υπερβατικό. Ο ΦΥ δεν είναι υπερβατικό. Είναι μόνον άρρητο. Γι' αυτό και κατασκευάζεται το κανονικό πεντάγωνο, το κανονικό δεκάγωνο έτσι, και πολλέ άλλε γεωμετρικέ κατασκευέ με κανόνα και διαβίτη. Το αυτό. Ερώτηση για το 1,618. Αντιστοιχεί στο φύ. Στο φύ, στη χρυσή τομή. Γιατί πήραν το γράμμα φύ και δεν πήραν ένα άλλο γράμμα να προσδιορίσουν το 1,16 ε, Θα απαντήσουμε αμέσω. Υπάρχουν, υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένα λόγο είναι ότι ο κυριότερο, ότι το γράμμα φύ είναι το μοναδικό εκ των 27 ελληνικών συμβόλων γραμμάτων, ναι. το οποίο απεικονίζει και μπορούμε να το δούμε εύκολα μία πλήρη τομή. Ναι. Έχει ένα κύκλο και, και έχει μία πλήρη τομή που εξέρχεται η διάμετρο προ τα πάνω και προ τα κάτω. Έτσι, έχεις μία πλήρη ας τομή. φανταστούμε τον άξονα λοιπόν. τη γη. Ακριβώς, κάπως έτσι. Ή αν το γυρίσουμε γίνεται θήτα, την έχει οριζοντίω. Αλλά δεν εξέρχεται στο θήτα. Η σοφή εξέρχεται και πάνω και κάτω. Α, Έχουμε μία πλήρη α, εξερχόμενη α, τομή. Έχει σημασία αυτό. Μεγάλη. Ε? Για πε το. Έτσι. Δεν το γράφει αυτό ο βιβλίο στον κόσμο. Όχι. Δεν υπάρχει βιβλίο Μα, Και η ερώτησή σου είναι πάρα πολύ σημαντική. Η μου απορία είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ερώτηση. Εγώ την στην έκανα γιατί θεώρησα ότι επειδή είναι ο χρυσό αριθμό, βάλαν το φ που σημαίνει φω, α πούμε, να το πω έτσι. Έχει σχέση. Α, από εκεί εγώ ξεκίνησα τη σκέψη μου, να το ξέρει. Η λέξη φω που έχει αυτά τα τρία γράμματα, που ξεκινάει με το φι, ναι. έτσι, έχει τον αριθμό 1500. Ακριβώ. Φι, τα, ομικρό σίγμα. Φι, ομικρό σίγμα. Έχουμε το 1500. Έτσι. Ναι. Η, οι φράσει μεγάλη ανακάλυψη μεγάλη Έχει τον ίδιο αριθμό, το 1500. Μάλιστα. Και αυτή. Αλλά ακόμη και το φω, η δηλαδή των φωτονίων ναι. έχει σχέση με τη χρυσή τομή. Ακόμη και αν κοιτάξουμε μέσα στο DNA, ναι. θα δούμε και θα το αποδείξουμε κιόλας και με την αριθμοσοφία μέσα τώρα. Ναι. Ότι, ότι και το DNA, η κατασκευή του, έχει και η περιγραφή του και ο κώδικας του έχουν όλα σχέση με τη χρυσή τομή. Όλη αυτή η αλυσίδα. Όλα. όλα. Διότι, όπω το είπε, είπε τη μαγική λέξη αλυσίδα. Αν γράψουμε τη λέξη φύση τώρα, το αρχικό δεν Μάλιστα. Είναι στη φύση τα πάντα κατασκευάζονται με τη χρυσή τομή. Σωστό. Γι' αυτό έχουμε και εκεί το φύ. Και γι' αυτό επελέγει το φύ σαν σύμβολο μαθηματικών, που είναι mm. το αρχικό τη λέξεω φύση τη χρυσή τομή. Άρα δώσαμε και τη δεύτερη, το α και το β, εξήγηση, απάντηση, εξήγηση για την ερώτησή σου. Αλλά εάν γράψουμε τη λέξη φύση, ο αριθμό τη είναι ίδιο με τον αριθμό τη λέξεω άνθρωπο, 1310. Αλλά με ποια φράση κλειδί, με τη φράση κλειδί, μέσο και άκρο λόγο. Τι είναι αυτό η χρυσή τομή. Ναι. Η χρυσή τομή περιγράφεται από αυτέ τι τέσσερι λέξει και έχει πάλι αυτή η φράση, μέσο και άκρο λόγο, το 1310, όπω και η φράση η γενετική άλυσος, άλυσος που είναι 1310, και αποδεικνύει η αριθμοσοφία ότι το DNA που περιγράφεται δια τη φράσεω, η γενετική άλυσος που γράφεται με ένα νι και με ένα σίγμα, ότι συσχετίζεται με τη χρυσή τομή. Και πράγματι συσχετίζεται, έχει αποδειχθεί και επιστημονικώ αυτό. Όποιο θέλει μπορεί να το ψάξει να το δει. Καμία αντίρρηση. Ένα φίλο μου εδώ λέει. Ε, την απλοϊκή ερώτηση Παύλα σκοπιμότητα έχουμε αντιληφθεί πλέον ε, Στο σχολείο μας έμαθαν ότι οι αριθμοί που χρησιμοποιούμε είναι αραβικοί ενώ εμείς οι Έλληνες χρησιμοποιούσαμε σαν αριθμούς ενώ η εποχή αυτή που τα αναπέρασε γράμματα. τώρα τα σύμβολα ναι. των γραμμάτων τα λοιπά. εάν είναι όμως έτσι γιατί οι Άραβες δεν έχουν τους σημερινού αριθμούς μήπως δεν είναι όπως μας τα λένε και πολύ, και αριθμή πολύ, αριθμή καλό το πολύ καλό το επιχείρημα Ο φίλο μας ο Βασίλης μου το έστειλε στο Messadger. Πολύ καλό το επιχείρημα, και μην ξεχνάμε και το βιβλίο του Ιωκράτη Δακοχλού, ο μυστικό κώδικα του Πυθαγορά ναι. Στο οποίο δείχνει πώ η γεωμετρική κατασκευή του κάθε αριθμού μπορεί να γίνει. Και είναι αδύνατον οι Έλληνε, τόσο μεγάλοι γεωμέτρε που είσαν να μην είχαν κατασκευάσει και σύμβολα για του αριθμού εκτό από τα γράμματα. Ναι. Μήπω λοιπόν. Οι αριθμοί είναι έργων του Πιθαγωρίου, του Μακοϊού ή κάποιε άλλε σχολεί που δεν γνωρίζουμε ακόμη, λέμε, μήπω. Ναι, σωστό. Λοιπόν, ξεκίνησα με την κουβέντα. Ε, Επανέλαβε, αν θέσω ότι ένα φίλο δεν μπορεί να πω το όνομα του για το σύνολο στο Πριβέτ, τι είναι η χρυσή τομή. Η χρυσή τομή. Για βεβαίω, είναι, ναι, είναι μία συγκεκριμένη τομή ενό μου τμήματο, ναι. αλλά για να το εννοήσουν όλοι οι φίλοι, πολύ απλά, θα του προτείνω. Να ελέγξουν το βιτρούβιο άνθρωπο έτσι, του Λεωνάρντου Νταβίντσι. Αυτό που ξέρουμε ανοιχτά τα χέρια. Και... Το τετράγωνο και ο κύκλο. Έτσι, έτσι. Το κέντρο του κύκλου είναι το σημείο του ομφαλού του ανθρώπου. Ναι. Εάν λοιπόν ένα άνθρωπο σταθεί κάθετο σε σχέση με το έδαφο και ξυπόλητο και μετρήσει το ύψο του με ακρίβεια, όσο μπορεί με καλύτερη ακρίβεια, mm -hmm. και μετά μετρήσει το ύψο που απέχει ο ομφαλό του από το έδαφο, εάν διαιρέσει αυτά τα δύο ύψη. Θα δει ότι συγκλίνουν προ το 1,618. Άρα είμαστε σημαδεμένοι από τη δημιουργία μα με το σημείο χρυσή τομή του ομφαλού. Με το φύ. Γι' αυτό ας. και το τρίτο γράμμα τη λέξης ομφαλός είναι το φύ. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι το περιέχει. Όμοινο άνθρωπο. Όμοινο Από το ουόμο. Ναι. Είναι, είναι και το σήμα του διαλογισμού. Ναι, ναι, ναι. Το ηχητικό κλπ. Ναι, είναι ναι, και ναι. το όμοινο κοιοίον. Ναι. Ομοίω ακούμε των διδάσκαλων. Λοιπόν. Αλλά δεν τον βλέπουμε γιατί δεν του άφηνε να, να τον βλέπουν για να μην διακόπτουν. Για να μην παρεμβαίνουν ακόμη και εκβαντικά, με εκβαντικέ κυματομορφέ επάνω του, ναι. για να γίνεται τελείω διαφορετική. Δεν υπάρχει επηρε... επηρεασμό δηλαδή καθόλου. Κανένα. Mm. Όταν ήταν μίστης, ο κορυφαίο μύστη ο Πιθαγόρα, εννοείται ότι θα ήξερε και τον τέλειο τρόπο διδασκαλία, όπω και τον ήξερε, τον γνώριζε. Σωστό. Γι' αυτό λοιπόν η χρυσή τομή είναι ένα, ένα συγκεκριμένο σημείο που υπάρχει μεταξύ δύο σημείων ενό ευθυγράμμου τμήματο, ώστε να πληρείται μία σχέση δύο λόγων. Έτσι, αν έχουμε δηλαδή ένα σημείο αριστερά α και ένα σημείο β δεξιά τότε ένα σημείο γάμα ανάμεσα σε αυτά τα σημεία αλφαβήτα ε, όταν το βρούμε γεωμετρικός αλλά αυτό για να πούμε πώς το βρίσκουμε γεωμετρικός θέλουμε να κάνουμε ανάλυση με εικόνες, όχι έτσι ναι. τότε πληρείται μια ε, σχέση ισοδυναμίας ισότητος δύο κλασμάτων ποια είναι αυτή η σχέση, αλφα γάμα προς γάμα, β ίσον ολόκληρο το τμήμα προ το ναι. Αυτή είναι η σχέση τη χρυσή τομής ναι. που τα πηλίκα αυτά, δηλαδή το μεγάλο προς το πιο μικρό έχουν ισότητα με τον αριθμό ρίζα του 5 συν 1 και όλο δια 2. Η ρίζα του 5 όμως είναι 2,23,667977 με τα πρώτα 10 ψηφία. Mm. Συν 1 μας κάνει 3,23667977 δια 2 μας κάνει 1,618 0,3,39,887. Τι λες τώρα. Όπως βλέπεις εδώ δεν έχω κάποιο πίνακο, ούτε κάποιο πίνακο. Okay, Όχι. Ε, ε, ε. Να το πω κι εγώ στους φίλους ότι συζητάμε Σαν να λέμε κάτι εύκολο, δεν υπάρχουν χαρτιά εδώ μπροστά. Αλλά βεβαίω σε ένα. Πρέπει να πούμε και αυτό για να είμαστε απόλυτοι: γιατί Τα μαθηματικά είναι μια επιστήμη που είναι απόλυτη ε, και είναι η βάση όλων των επιστήμων. Σε ένα ευθύγραμμο τμήμα αλφαβήτα υπάρχουν ναι. δύο σημεία χρυσή τομή. Το ένα είναι αριστερά και το άλλο είναι δεξιά. Δεν υπάρχει ένα μόνο, υπάρχουν δύο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Έτσι. Υπάρχουν δύο α, σημεία χρυσή τομή. Αυτό πώ γίνεται γιατί μια ευθύνη απεσιά είναι ατελέφτητη. Σε ένα ευθύγραμμο τμήμα. Και ξυπνάει την αρχή του ενός. Σε, σε ένα ευθύγραμμο τμήμα. Έτσι. Ένα το... ευθύγραμμο τμήμα που έχει αριστερά το Α και δεξιά το Β. Ναι. Έτσι, είναι συγκεκριμένο το μήκο του. Το, πε, το περιβάλλον Με αυτό. Μεταξύ. μεταξύ το μήκο Α και α β. Β, το μήκος α β. Μεταξύ του Α και του Β υπάρχουν δύο σημεία χρυσή τομή. Το ένα είναι πιο κοντά στο Α και το άλλο είναι πιο κοντά στο Β. Α, υπάρχουν δύο. Έτσι. Α... Προσέξτε το αυτό. Είναι σημαντικό. Δεν υπάρχει μόνο ένα. Μάλιστα. Λοιπόν, η απλή ερώτηση που κάνω για να πάμε Το μηχή. ένα από τα δύο, δηλαδή αν βάλουμε το Α. Ε, στο πέρα τη κεφαλής και το β στο έδαφος που πατάμε κάτω και το γ εδώ Από στο το σημείο αφαλό, του αφαλού ναι. έτσι, το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι σε ένα άλλο σημείο ναι. υπάρχουν δύο σημεία Μάλιστα. Λοιπόν η απλή ερώτηση που κάνω τώρα προς όλους ρητορικά είναι εξής που τώρα εσύ για να κάνεις αυτά τα μαθηματικά έχει σπουδάσει σε διάφορα πανεπιστήμια. και οποιοδήποτε εγκέφαλος μαθηματικός να το πω έτσι ρητορικά είτε ατομικό επιστήμων τίποτε αυτοί που έχουν καταγράψει αυτό τον κώδικα με τη γλώσσα και τα μαθηματικά τη εποχή εκείνη, δηλαδή πειθαγόρασε και βάλει πιο πίσω και δεν ξέρω εγώ πού φτάνει. Σε ποιο πανεπιστήμιο πήγανε, ρε Αγοράκι μου. Δεν... Άρα από πού είναι αυτή η γνώση, κατάλαβε τον από τώρα, Γιάννη. Δεν είναι, είναι εύκολο να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Είναι... σω είναι αδύνατον. Διότι κάθε αυτοί, μέρα. Αυτοί που ειναι αυτη η γνωση καταλαβε τον απο τωρα δεν ειναι ευκολο να απαντησουμε σε αυτη την ερωτηση ίσως ειναι αδυνατον διοτι καθε μερα αυτοι που δημιουργησαν τη γλώσσα, τη δική μα, ναι. την αρχιτυπική ναι. μα γλώσσα, την αρχαία γλώσσα. Ήσαν πανεπιστήμονες, γνώριζαν ναι. πράγματα τα οποία ήταν πολύ μπροστά από την εποχή τους. Μα εδώ είναι το θέμα τώρα, συνελευτέρη. Έρχονται εδώ καθηγητές. Τη φράση Μήκο περιφερίας Κίγλου να τηλεξαριθμείς να βγαίνει 2,294 και να υπολογισει τον αριθμό της λέξης διάμετρο και να βγαίνει 730 και να τα διαιρείς αυτά και να βγαίνει 3,14,24,6,57,53,4 που είναι προσέγγισης λίγο καλύτερη από την αρχιμίδιον προσέγγιση που ήταν 22,7 και να περιέχει και το 22 στον αριθμητή και το 7 στον παρονομαστή γιατί είναι 22,94 επάνω το μήκος περιφερειακή κύκλου και 7,30 το διάμετρος κάτω ναι. δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι αδύνατο να είναι τυχαία Μόνο στην ελληνική γλώσσα συμβαίνει το φαινόμενο. Αυτό το έχουμε. Να να Αυτοί που ασχολούνται έστω και λίγο τη το Αυτό το έχουμε δει Με ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων και <coughs> μάλιστα με προσέγγιση λίγο καλύτερη από την προσέγγιση του Αρχιμίδου. Λοιπόν, Έτσι. να σε πάω κάπου αλλού τώρα για να το δέσουμε τη μυθοδία. Αυτοί που ασχολούμεθα με αυτά, και εννοώ και του Ακροάτε, λάοι δηλαδή που ψάχνονται λίγο παραπάνω. Εσύ καθοδηγεί εμά σε αυτό το τομέα. Η Τζάνι λέει. Τα κείμενα τα αρχαία ω καθηγήτρια, ο Α, ο Β και διαπιστώνουμε τελευταίω οι περισσότεροι ότι υπάρχει κρυμμένη υψηλή τεχνολογία σε κείμενα του Ομήρου. Υπάρχει κρυμμένη υψηλή τεχνολογία εδώ. Υπάρχει αυτό εκεί στα μαθηματικά που ασχολεί εσύ υπάρχει και τα λοιπά. Υπάρχει κρυμμένο μαθηματικό θεώρημα στα κείμενα του Βγαίνει ο Τάκης ο παπά και λέει είναι δωτή πληροφορία από Δεν επαρκεί η ηλικία του ανθρώπου στον πλανήτη όταν τον εφύτευσε ο δημιουργό. Χι εκατομμύρια χρόνια λίγα να μόνος του να εξελιχθεί και λοιπά και λοιπά. άρα από πού προέρχεται αυτή η γνώση δεν λέμε τώρα το Θεό για να, εύκολα για να φύγουμε από τη μέση τι παίζει, προ... τι παίζει που πλέον στις μέρες μας με τα διαδίκτυα με με με αρχίζει και κατανοείται και αυτοί οι άνθρωποι το ξέρανε σε βαθμό ακριβίας κακουργήματος προέρχεται, εδώ είναι προέρχεται. το θέμα γιατί αυτά που Κάτσε και αν σήτασε τι, του, του κουνιέται ο εγκέφαλο. Λε, κάτσε τώρα, ρε φίλε. Δεν είναι. Πού είπαμε, είπαμε, ο εγκέφαλο ναι. ισοψηφεί με τη φράση η νοημοσύνη. Ναι. Με τον αριθμό 904. Ναι. Και τα δύο. Ναι. Έτσι. Άρα η ενεργοποίηση του εγκέφαλου, γιατί έχουμε την προσθήκη του άρθρου. Θέλει η νοημοσύνη. Δημιουργεί την νοημοσύνη. Έτσι. Γιατί όλοι έχουμε εγκέφαλο, αλλά νοημοσύνη έχουμε όλοι. Και οι επιστήμονε εδώ και δεκαετίε προσπαθούν να δημιουργήσουν του ηλεκτρονικού υπολογιστέ τη έκτη γενεά. Δηλαδή τη τεχνητή νοημοσύνη. Ε, άλλη παρένθεση. Αν επιτευχθεί αυτό που θα επιτευχθεί, φαντάζομαι ήδη έχει επιτευχθεί κατά κάποιο τρόπο. Πού θα πράγμα, πάει η ανθρωπότητα. Μπορεί να πάει σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Εάν είναι και ανεξέλεγκτο ο εγκέφαλο που τα χρησιμοποιεί. μην λησμονούμε ότι. το έργο με, το Ζα... με το τον Άρνοελ του Βαρτζενέγκερ, το Terminator. Το... Ότι υπολογιστής... Μα ο, το Χόλιγου είναι προπομπό. Ακριβώ. Κάποιο υπολογιστή που σήκωσε του πυρηνικού πυράβλους για να καταστρέψει τη γη. Ναι. Ο, υπολογιστή... Αν... ο, υπολογιστής, ο υπολογιστής Τεχνητής νοημοσύνης ναι. Μπορούμε ας πούμε, να, πούμε, να υποθέσουμε Ότι ο υπολογιστής ναι. Αυτός ο υπερυπολογιστής της τεχνητής νοημοσύνης Κάποια στιγμή θα σκεφτεί ότι έχει αντίπαλο τον άνθρωπο ναι. Και θα θελήσει ναι. να τον εξοντώσει Για να μην κινδυνεύει από τον άνθρωπο Έτσι. Ναι. Εξήγησε το συμπαντάω εγώ στον καλεσμένο που έρχεται ε, Διότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τα υπέρ Αλλά έχει και τα κατά Εννοείται αυτό διότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ακόμη σε κάποιο στάδιο όχι τόσο προχωρημένο, βέβαια, από ό,τι μας λένε, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε που έχουν φτάσει, αλλά ε, συνεχώς η κατάσταση αυτή της εισαγωγής των νέων τύπων, των νέων δεδομένων, που πρέπει συνέχεια να εμπλουτίζονται και βεβαίως πρόσβαση του υπερυπολογιστού μέσα σε όλους τους κανόνες της προτασιακής και της συμβολικής λογικής ναι. με νόμους... Οι οποίοι είναι καθαρά μαθηματικοί, αυτή η πρόσβαση και η ταχύτατη επεξεργασία αυτών των δεδομένων και των διαγραμμάτων των μαθηματικών. Ναι, ναι, ναι. Τα να... οποία τα νούμερα είναι ασύλληπτα. Εννοείται. Υπάμε. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του υπολογιστού. Ότι ναι, μπορεί ναι, πάρα ναι, ναι, πολύ γρήγορα ναι. να επεξεργάζεται Απίστευτα. ένα τεράστιο όγκο δεδομένων. Ναι, ναι, ναι. Και όταν αυτό το επεκτείνουμε στην νοημοσύνη, στη λογική δηλαδή, ναι. και αρχίσει και σκέφτεται με κάποιο τρόπο, όχι όπω εμεί, εμεί έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα ότι. Έχουμε, η λέξη άνθρωπο έχει μέσα το Α και το Ω και το, ω και το Όμικρον. Τρία φωνήεντα. Ναι. Το Όμικρον σημαίνει ότι είναι περιορισμένο χώρο. Άρα ο άνθρωπο είναι περιορισμένο, πεπερασμένο. Σωστό. Το Α είναι η αρχή των πάντων, δηλαδή ο Θεό. Αλλά το Ω δείχνει μια πρόσβαση προ τον άπειρο χώρο ναι. τη δημιουργία. Η οποία αυτή η πρόσβαση δείχνει ότι ο άνθρωπο δεν έχει φραγεί στη σκέψη του. Ναι, μπορεί να φτάσει σκέψεις... σε απίστευτα, σε, α, ναι, σε απίστευτα... Σε... επίπεδα σκέψη. Ακριβώ. Ακριβώς. Ενώ ο υπολογιστή. Είναι συγκεκριμένο. Ό,τι και να του δώσει σαν πρόγραμμα στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορεί να εξισωθεί με τον άνθρωπο. Δεν μπορεί δηλαδή. Αν δηλαδή, θε να πει, να το λέγαμε, δεν μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό του. Ο υπολογιστή. Δεν, δεν μπορεί να ξεπεράσει την ευφυία του ανθρώπου. Ναι. Γιατί δεν ξέρουμε ακόμη τι είναι ο εγκέφαλο του ανθρώπου. Και λέει, Ενώ ο εγκέφαλο του υπερυπολογιστού μπορούμε να ξέρουμε ακριβώ τι είναι. Από το έχουμε κατασκευάσει εμεί. Ξέρουμε τι του, ξέρουμε δεν μπορεί... του. Τα πάντα. Έτσι. Έτσι. Αλλά. Υπάρχει ένα θέμα εκεί, δεν ξέρουμε τι θα μπορέσει να κάνει αν τον ανεβάσουμε τόσο πολύ σε ικανότητα ναι. να έχει επεξεργασία ταχύτατη και να έχει πρόσβαση σε νόμους της λογικής που κάποτε δεν είχε δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, λοιπόν, τι κίνδυνο μπορεί να αποτελέσει δύο περίπτωση, η μία λέει ο τάσο στο τέλος θα μα χειρίζεται λέει ένα ποντίκι και εμείς θα είμαστε υπολογιστές σε σχέση <laughs> με την αιμοσία. Είμαστε υπολογιστές αλλά έχουμε μειονεκτήματα ότι δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε τον όγκο των δεδομένων που χρησιμοποιείται για ένα Μία μηχανή. έτσι. Ο Νίκο λέει: Παίζει να μα κυβερνάει η τεχνητή νοημοσύνη τώρα, σήμερα, κύριε Αργυρόπουλε. Όχι, όχι. αυτό. ή όχι ακόμα, θα λέγαμε. Α, όχι ακόμα, σίγουρα. <laughs> σίγουρα. Γιατί ο καθένα μα, ακόμη και όταν κοιμάται, μπορεί να σκέπτεται, μπορεί να δημιουργεί, μπορεί να λύνει προβλήματα ακόμη και όταν κοιμάται και να μην το ξέρει. Ένα υπολογιστή, άμα τον κλείσει, δεν δουλεύει. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο υπολογιστή τη τεχνητή νοημοσύνη έχει όρια. Ο ανθρώπινο εγκέφαλο δεν έχει όρια. Δεν μου λε, να σου, σου θυμίσω κάτι. Υπάρχει μια ταινία, ξεχνάω το όνομα τώρα. Οι φίλοι που να τη θυμηθούν. Παίζει ο Ρόμπιν Βίλιαμ, αυτό που αυτοκτόνησε, κάνει το κομπιούτερ. Το κομπιούτερ, και κάποια στιγμή τον έχουν ένα ζευγάρι σπίτι και του κάνει δουλειέ. Μιλάει, κάνει τα πάντα. Αποδίδει, αλλά είναι κομπιούτερ. Έχει σύριαν άμπερ, ψάχνει να βρει το αντιστοιχό του, πάει κάπου που ήταν το εργοστάσιο, έχει σταματήσει, έχει σταματήσει η παραγωγή και, λοιπά και λοιπά, να μην τα απολογώ. Στο τέλος όμως τι γίνεται, θέλει να γίνει άνθρωπος, οπότε προσπαθεί να αποκτήσει συνέστημα και λοιπά, είναι μια καταπληκτική ταινία, σε πάνω σε αυτά που λέμε, και βρήκε ένα αντίστοιχο κομπιούτερ και δείχνει που γερνάει κιόλα όλα και έχουν... Οποιο το θυμήθει να μου το πει Δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα Και η κατάληξη ποια είναι δηλαδή Ότι και να γίνει Πρέπει να υπάρχει και το συνέστημα Στην περίπτωση του, του ανθρώπου Αλλιώς θα είμαστε όλοι Υλικά όντα Έτσι ακριβώς είναι Υλικά όντα εννοώ από πνευματική σάψη, Υλικά είμαστε Ο, υπολογιστής... Ο άνθρωπος των 2.000 ετών Δεν ναι. μπορεί να το αποκτήσει το συνέστημα ναι. Ούτε μπορεί να έχει ψυχή και παίζει το έργο πάνω σε αυτά που λέμε τώρα, δηλαδή αν ξεφύγει η τεχνητή νοημοσύνη, η αν, η αν, η αν, θα, τι, τι θα γίνει στο τέλος, Αλλά το είναι το ερώτημα. Ο υπολογιστής όμως γιατί λειτουργεί, βασίζεται πάνω σε μια βάση δεδομένων και σε ένα πρόγραμμα. Εάν γράψουμε τη φράση βάσης δεδομένων, έτσι, με γιότα σίγμα, βάσης δεδομένων, ο αριθμός που προκύπτει είναι 1441. Εάν δημιουργήσουμε τη φράση ο υπολογιστής, το άθροισμα είναι επίση το ίδιο. Εδώ έχει άρθρον το όνομα υπολογιστής και γίνεται ο υπολογιστής. Ναι. Άρα ο υπολογιστής ενεργοποιείται και λειτουργεί επειδή έχει τη βάση δεδομένων. Και είναι αριθμός ο υπολογιστής. Ο υπολογιστής 1441. Βάσει δεδομένων με τα σίγμα στον ναι. ενικό χωρίς άρθρον 1441. Και αν πάρουμε τη λέξη γλώσσα και την κλείνουμε στη γενική γλώσσης, η γλώσσα της γλώσσης με δύο σίγμα και τα σίγμα, θα μας δώσει πάλι το 1441 διότι υπάρχει μια γλώσσα προγραμματισμού για να λειτουργήσει ο υπολογιστής Λοιπόν, ο Τελία, γιατί έχει έρθει ο Αλέξανδρος να πάω να του ανοίξω Βάζω ένα τραγούδι του Βαγγέλη το Movement 3 και θα επανέλθουμε στην Μηθοδία Ο 521 Ο 521 Εδώ είμαστε αυτοί φίλοι Σε δύο 3 λεπτά είμαστε κοντάς Εδώ είμαστε από τη φίλη αγνωστοί επισκέπτε, Κυριακή βράδυ έχουμε πει το πρώτο δύο ώρο θα είναι κοντά μα και είναι ο Λευθέρης ο Αργυρόπουλο και κατόπιν και θα φύγει γιατί έχει ένα ανήλυμένο ραντεβού μα το είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά πάντα το να εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε όταν έχει αυτό χρόνο είναι, θα είναι εδώ ο Αλέξανδρος ο μετάξατο, ο φίλο μου και θα πούμε παρεμφερή και άλλα πράγματα Πιο έτσι καθημερινότητα που μας απασχολούν Και μας αφορούνε Όμως πάμε να αναλύσουμε Τώρα λίγο Είχαμε μείνει Ότι είναι Συγκεκριμένα επιλεγμένη ημερομηνία εκείνη Έτσι Και τις μυθοδίας Και επίσης αν προσθέσουμε όλους τους αριθμούς ναι. Από την ημερομηνία 28 έκτου του 2001 Ναι θα δούμε ότι στο τέλος καταλήγουμε στον αριθμό της μονάδος Να. ο οποίος συμβολίζει ένα νέο ξεκίνημα και αντιστοιχεί και με το θείον γιατί ε, η αρχή των πάντων είναι η μονάς το θείον είναι η μονάς Να. Και ε, τι έχουμε αντιληφθεί τώρα τουλάχιστον εμείς ότι Γιατί αν γράψουμε και τη φράση το θείον θα προκύψει ο αριθμός 514 Να. που ισοψηφεί με την λέξη δηλαδή η λέξη κοσμολογία έχει ακριβώς τον ίδιο αριθμό, 514. Ναι. Άρα η επιστήμη τη κοσμολογία τι αναζητεί, ναι. Την πρωταρχική αιτία τη δημιουργία των πάντων. Αυτή ποια είναι, Το Θείον. Το θείον. Δίνει αμέσω την απάντηση ναι. η, η γλώσσα μα. Και 5 και 1 και 4, πού καταλήγουμε, Στο 10, που ναι. είναι η πρώτη ναι. τετρακτή. Ναι. Αλλά από το 10 καταλήγουμε πάλι στη μονάδα. μονάδα. Από το 1 και το 0. Ναι, ναι. Άρα το Θείον είναι, είναι η μονάση, είναι η αρχή των πάντων. Γι' αυτό ο Πυθαγόρας από την Σάμον, όταν ρωτήθηκε από του. Το παν που λένε, το πάν, από τους του μαθητέ του. Τι εστήθεος τους είπε η μονάς. Και ο Τέσλα τι μας έχει πει. Ότι όταν εννοήσετε την μεγάλη σημασία των αριθμών 3, 6 και 9 θα μπορείτε να ξέρετε περισσότερα για τα μυστικά της δημιουργίας του σύμπαντος. Ναι. Εάν βάλουμε το άρθρο στη λέξη μονάς και δημιουργήσουμε τη φράση η μονάς θα προκύψει ο αριθμός 369 που αποτελείται από το 3, το 6 και το 9 για τα οποία ανεφέρθη προηγουμένως. προηγουμένως που είπαμε ο Τέσλα. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν και τι έχουμε συμπεριεράνει Ότι πολλοί πλέον που ασολούμεθα με αυτά Έχουμε βάλει σαν όριο Τη Μηθοδία και πριν Και τη μυθοδία και μετά αλλά έχει γίνει στίγμα η ημερομηνία εκείνη Και είναι η πρώτη χρονιά της νέας χιλιετίας Δηλαδή πάμε ναι. στο 2001 Μ... Μπράβο. Γιατί το 2000 είναι αυτό που διαχωρίζει Το τέλος ναι Αυτό που είπε, το μηδέν που διαχωρίζει, διαχωρίζει το, το πριν και 거예요. το μετά έτσι. Έτσι, έτσι. Ναι, ναι. Ε, ε, Πρέπει να πούμε όμως και κάτι άλλο Δεν εξηγήσαμε την ισοψηφία των ονομάτων Φιμπονάτσι και Πλάτων και τη σύμπτωση που έχουν ναι. με το 1261 ναι. Έτσι. δεν το εξηγήσαμε καλά ναι. και επίσης θα το εξηγήσουμε όμως πλήρω. και επίσης ποιο είναι το μυστικό θεώρημα του Πλάτωνος που κρύβεται που υπάρχει μέσα στο, στο κείμενο νόμι. δηλαδή εκεί που μας λέει ο Πλάτων ότι ο αριθμός 5040 διαιρείται με όλους τους φυσικούς αριθμούς από το 1 έως και το 12 εκτός από το 11 και και αν πάμε στο διπλάσιο του 7, γιατί το 7, γιατί το 7 όταν του βάλουμε δεξιά ένα θαυμαστικό, γίνεται το γινόμενο 1x2x3x4x5x6x7 που καλείται 7 που καλειται 7 παραγωγικών. Ναι. Και μας δίνει ποιον αριθμό, το 5.040 που είπαμε προηγουμένω. Ναι. Άρα ο ιερός αριθμό της 7 όταν σε αυτόν τον αριθμό <χω> βάλουμε το θαυμαστικό στα δεξιά του και τον κάνουμε 7 παραγωτικών, μας δίνει τον πληθυσμό της ιδανικής πολιτείας του Πλάτωνος ο οποίος είναι 5040 40, και, όπως είπες, ναι. και καταλήγει πυθμενικώς στον αριθμό 9 που είναι ο μέγιστος μονοψήφιος αριθμός και βεβαίως ο αριθμός του πνεύματος, ενώ ο αριθμός της ύλη είναι το 6 ναι. και γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε οργανική ύλη χωρίς τον άνθρακα 12 αλλά γενικώ ούτε να έχουμε ύλη χωρίς τα 6 λεπτόνια, χωρίς τα 6 κουάρκ. Ναι. Άρα όπως βλέπουμε η αριθμοσοφία γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχει ένας μυστικός συσχετισμός του αριθμού τη εξάδου, του αριθμού 6, ναι. με τη δημιουργία τη ύλη. Και γι' αυτό η λέξη της ύλη που έχει τρία γράμματα, το ύ, το λάμδα και το η, Έχει τον αριθμό 438. Και αν προσθέσουμε το 4, το 3 και το 8 θα καταλήξουμε στο 15 και από εκεί από το 1 και το 5 θα καταλήξουμε στον πρώτο τέλειο αριθμό, που είναι ο αριθμό 6, ναι. και είναι ο αριθμό τη ύλη, αλλά το πνεύμα είναι ανώτερο από την ύλη, γιατί το 9 είναι μεγαλύτερο του 6 και αν γράψουμε τη λέξη. Πνεύμα. Ο αριθμό είναι 576, όπω και η λέξη Σαλμπέντο έχει είπαμε 576. Σωστό, να τα λέμε αυτά, να τα λέμε. Μα βέβαια πρέπει να τα λέμε. <ΣΣ> 5 και 7 και 6, 18, 1 και 8, 9. Λοιπόν, ε, μια ωραία ερώτηση έχει κάνει εδώ η φίλη μου η Θεάτρια και λέει: Γιατί παίζει τόσο σημαντικό ρόλο η ημερομηνία, ξεχνάμε, λέει, πω μηδενίσαμε πριν περίπου 2000 χρόνια, και γιατί μηδενίσαμε, έχει δοκιμάσει ο ελευθέρη. Να κάνει υπολογισμού με χρονολογία χωρί τη μηδένηση Όχι δεν έχω δοκιμάσει Αλλά έχω δοκιμάσει να κάνω υπολογισμού Και έχω ανακαλύψει κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό Δεν το έχω ανακοινώσει ακόμα ναι. Είναι για το μέλλον ε, Με την χρονολογία, την ακριβή χρονολογία Του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου Όπου Χρησιμοποιώντα. Ναι. τους ακριβείς ορισμούς Και τις ακριβείς ορολογίες Της αρχαίας ελληνικής ονοματοδοσίας των μηνών. Ναι. Όχι, το, όχι, όχι Όπω το ξέρουμε τώρα γιατί αυτές υπήρχαν τότε και όχι μόνον αλλά και την ονοματοδοσία των ετών όπως αυτά ονομαζόντουσαν τότε. από τις Ολυμπιάδες με Μπράβο. σύστημα αναφορά στην πρώτη Ολυμπιάδα το 776 που ξέρουμε π.Χ.Χ.Σ.Τ.Ο. Ναι. Με αυτή την κατάσταση ναι. εξάγεται ένα σύνολο τριών ισοψηφιών οι οποίε είναι σπάνιες και καταπληκτικές και πολύ δύσκολο να ανακαλυφθούν για την ακριβή ημερομηνία του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου που είναι 13 έκτου, όπως λέμε εμείς, του 323 π.Χ. Ναι. Έτσι. Και γι' αυτό αν γράψουμε τη φράση «Ο Μέγας Αλέξανδρος από Θνίσκη», μας δίνει τον αριθμό 1293 που είναι το ίδιο ισοψηφικά με τη φράση «Η Βαβυλών». Και περιέχει ο αριθμός αυτός το 2 και το 3 που πραγματικά το 323 συντίθεται μόνο από το 2 και το 3 σε π.Χ. χρονολογία που ναι. λέμε. Αλλά να πούμε τώρα και για την ισοψηφία Και δεν είναι τυχαίο που ήρθε και ο Αλέξανδρος τώρα ναι. <laughs> Που είναι 521 που αυτά είναι Αλέξανδρος Λαμπρός, Σάμιος Όλα αυτά έχουν το 521 και καταλήγουμε Στο 8 Εάν όμως διαβάσουμε τον αριθμό 521 Με ένα Τι θα πάρουμε το 215 που είναι το όνομα Δίας Ναι Έτσι και είπαμε ότι έχει ένα γράμμα διαφορά, ένα νούμερο διαφορά από το ζεύ. Από το Ζεύς που είναι το 6 αντί για το 5. Είναι 6-12. Εσύ το γράφεις ως Διαίας ή ως Δεύς. Όχι το ζεύ. Το Διας δεν ως, να ως... το Δεν το έχω μελετήσει με αυτή την... Πάλα, την... Zeps. τη λέξη το έχω μελετήσει, θα το Με μελετήσουμε το όμως, ναι, θα το μελετήσουμε είναι πολύ είναι 612 4 διότι το δ είναι 4 το ζ, συγγνώμη, είναι το ζ είναι 7 το δ είναι 4 άρα, άρα αφαιρούμε Τρεις μονάδες άρα πάμε στο 600 όχι για το δέψλεμε όχι το ναι, κατάληγουμε στο 609 είναι 609 δ ε, ε, ε Μαι, ναι. είναι 609 και εκεί βλέπουμε ότι θα καταλήξουμε στο 15 και στο 6 ναι. στον πρώτο τέλειο αριθμό. ξανά αλλά εγώ δίνω πιο μεγάλη βάση στο ζ διότι αυτή η λέξη έχει τέσσερα γράμματα, όπω και η άλλη που είπε, δεύ, ναι, ναι. αλλά έχει την ισοψηφία με την λέξη ζεύξη όταν ενεργοποιήσουμε την οντότητα ζεύ ναι. μετά του άρθρου. Δηλαδή, okay. ο ζεύ έχει τον αριθμό 682, διότι το όμικρον είναι 70, και η ισοψηφία με τη λέξη ζεύξη, διότι το ξ και το γιώτα είναι 60 και 10 που είναι πάλι 70. Ναι. Η αποστολή λοιπόν του ζηνό είναι να ζευγνεί. Να συνθέτει. Και, ακριβώς, να συνθέτει. Και αυτό φαίνεται και από αυτή την καταπληκτική ισοψηφία που δίνει τον αριθμό 682. Ωραία. Λοιπόν, επειδή μου είπες πριν ότι ετοιμάζεις μια αποκλειστική έρευνα με τις λέξεις και τους στίχους, mm. να το πούμε έτσι κάπως της Μηθοδίας και, και θα τα προβάλλεις και θα τα αναγγείλεις στον Αυαγγέλη πρώτα κλπ. εσύ τι συνεπέρανες τώρα από την έρευνα που ήδη κάνει δεν ξέρω αν τελειώσει ή είσαι σε εξέλιξη σε σχέση εξελίξη. με τη μυθοδία και όλη αυτή τη συμβολική διαδικασία που έχει προϋπάρξει. Ότι Τ, τι, σου, τι, τι, τι έχει αρχίσει και σου λέει όλο αυτό τα ονόματα δεν δίδονται με τυχαίο τρόπο ναι. αυτή είναι η ουσία και αυτό ναι. το είπε πρώτος ο Πλάτων που ναι. το είπε, στον κρατήλων ναι. και έχω ναι. συνθέσει την εξή φράση η ονοματοδοσία των όντων ούκες τι τυχαία ο αριθμός που εξάγεται από όλες αυτές τις λέξεις είναι 5.631. Ναι. Τώρα, εάν, δη, εάν δημιουργήσουμε μία άλλη φράση η οποία είναι πολύ σχετική με την προηγούμενη που είπαμε θα δούμε ότι και η άλλη φράση έχει τον ίδιο αριθμό, το 5.631. Και ποια είναι αυτή. Η θεώρηση του Πλάτωνος δια την οντολογική ονοματοδοσία. Δηλαδή, τι θεωρεί ο Πλάτων για την ονοματοδοσία των όντων. Θεωρεί... Ότι δεν είναι τυχαία αυτή. Και γι' αυτό έχουμε την ισοψηφία. Η θεώρησης του Πλάτωνος δια την οντολογική ονοματοδοσία ίσον ή η ονοματοδοσία των όντων, ούκε στη τυχαία. ίσον 5.631. Αυτή είναι μία φράση. Εγώ έχω διαβάσει που έχουμε λέει. Ένα ισοψηφία δύο φράσεων. Στου Τσατσόμηρου, τον οποίο είχα την τύχη να το γνωρίσει από κοντά, Γιώργανα, ε, λέει: Δεν είναι οι άνθρωποι που έδωσαν τα ονόματα στα πράγματα για να είναι απολύτω τα ορθά. Οπότε η ερώτηση είναι ποιοι είναι εκεί αυτοί πάμε... που κάναν την νοματοδοσία. Εκεί εκεί πάμε στον κρατήλο και αν το μελετήσουμε θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Ναι. Αλλά και στον Τίμεο, στο 24 Δέλτα, που αν δούμε τι λέει ο Πλάτων εκεί, ναι. πάλι θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και θα συμφωνήσουμε με αυτά που είπες. Ότι είναι κάποια όντα τα οποία είχαν τη γνώση Α, πρα... πριν την αποκτήσουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό υποστηρίζει και ο Τάκης που είναι μέγας. Και είναι και φυσικό αυτό και μαθηματικό. Και μα το επιβεβαιώνει αυτό και ο Πλάτων, Βάση λογική. Εκδοτεί πληροφορία, παύλα αντίληψη απ' έξω. Πάμε όμω, βεβαίω. Αυτό είναι Πάμε... ο Ιωτάκη και το έχει αποδείξει μαθηματικά. Το αυτό. έχουμε πει πολλέ φορέ. Ναι. Το έχει πει εσύ και εσύ. Και εσύ το έχει και εδώ. Εγώ τα λέω γιατί τα έχω ακούσει από εσά. Και πολύ καλά κάνει και το λε. Πρέπει τα να ακούγονται Πρέπει να, ακούγεται λέω αυτό. Για να ακούγονται, ναι. Βέβαια. Δεν Α, τα ξέρω δηλαδή εκ τη μαθήσεώ μου. Έτσι. Αλλά διαπιστούτε αυτό και είναι που έχει τη σημασία, δηλαδή πόσο πίσω πάμε. Για να θυμηθώ κάτι που γράψε ένα φίλο εδώ, πριν δεν θυμάμαι, στο chat, γιατί φεύγει γρήγορα. Ότι τελικά τι μαθαίνουμε σήμερα και ενώ έχουμε μπει στη θεω... στην εξέλιξη, θα μπορούσε ο άνθρωπο να απογειωθεί, έχει γίνει ζόμπι και μαϊμού. Αν πάρουμε όμω τη λέξη μαϊμού και την κάνουμε αναγραμματισμό, θα βγει η λέξη μουμια. Μούμια, έστω μαϊμού. Να το ίδιο είναι, αμαστρελάνη. Λοιπόν, άρα έχουμε γίνει μουμιοποιημένοι άνθρωποι. Αυτό που λέει. Ο φιλόσοφος zombie που λέει. <laughs> λοιπόν. Λοιπόν... Αλλά να πάμε και στην εξήγηση της ισοψηφίας Πλάτων ίσον Φιμπονάτσι, ίσον 1261. Και θα δούμε εκεί ότι ο Πλάτων δεν μας αναφέρει μόνο τον αριθμό 5040. μα αναφέρει και κάποιους άλλου αριθμού. Για πες. Όπως το 216. Και το αναφέρει πολλές φορές το 216. Το 216 όμως τι είναι. Είναι ο τέλειος κύβος του 6. 6 επί 6, 36 επί 6, 216. Ναι. Και είναι όλα τα ψηφία σε άλλη σειρά του ονόματος Ζεύς, που είναι 612. Ναι. Και μάλιστα το 216 είναι η ανάστροφη ανάγνωσης του 612 που αντιστοιχεί στον αριθμό του ονόματος ζευ. Αυτό είναι το 216. Κατάλαβα. Που είναι ο αριθμός του ψυχογονικού κύβου των Πυθαγορείων. Όταν λες ψυχογονικός κύβος Είναι ο κύβος του 6 6 επί 6 επί 6 216 ναι. Έχει σχέση με τα πέντε πλατωνικά στερεά Γιατί μπαίνει μπροστά το συνθετικό ψυχό Αυτό είναι το θέμα Είναι, είναι της ψυχής Είναι ο, ο κύβος της γενέσεως της ψυχής Α, Ψυχογονικός μάρθυ. κύβος μάρθυ. Για αυτό το λόγο Ωραία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι εκτός από το 216 Μετά γίνεται αναφορά Από τον πλάτωνα Για τον αριθμό 2160 ναι. για τον αριθμό 7.920 και για τον αριθμό 12.960. Ναι. Εάν όμως, εδώ παρατηρούμε το εξή, όταν προσθέσουμε τον αριθμό 5.040 και 7.920, Ποιο αριθμός θα προκύψει, το 12.960. Με αυτή και μόνον αυτή τη σχέση έχουμε ορίσει μία αναδρομική ακολουθία ναι. που έχει παρόμοιε ιδιότητες με την ακολουθία Φιμπονάτσι. Ναι. Άρα ο ίδιος ο Πλάτων ορίζει τους κανόνες της φυσικής αναδρομικής ακολουθίας α-1 και α-1 ίσον α-1 τα α-1 και α-1 είναι δείκτες, έτσι των όρων α που προαναφέραμε και αυτό το κάνει αιώνε πριν από τον Φιμπονάτσι ναι, το άρα ο ίδιος ορίζει τους κανόνες της ακολουθίας των συσταγωγικών Φιμπονάτσι ναι. βεβαίως επηρεασμένο και από τα σπάνια κείμενα που είχε μελετήσει από τους Πυθαγορίους γιατί οι Πιθαγόροι αποκλείεται να μην είχαν ακολουθήσει, μην είχαν, ε, ακολουθήσει αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία για να ανακαλύψουν την ακολουθία τη so-called, so που λένε και η Εγγλέζη, την τόσο αποκαλούμενη Φιμπονάτση. Δεν μπορεί οι Πιθαγόροι να μην γνώριζαν αυτή την ακολουθία, γιατί αυτό φαίνεται και από τον αριθμό των διασωμάτων των θέσεων τη ε, κατασκευή του θεάτρου τη Επιδαύρου. Αποδεικνύεται από εκεί. εκεί Όπω πάει είναι. και μετρήσει, θα το δει. Ναι. Δεν είναι ότι τα λέμε εμεί. Ναι. Είναι ότι υπάρχουν εκεί. είναι. Μα είχα ακούσει εγώ από τη συρκά εκδρομή μετά εντάξει μπήκα στο παιχνίδι και άκουγα ότι είναι χτισμένο βάσει υψηλών μαθηματικών. Ακριβώς. Και έχει την τελειότερη ακροάση. Την, τελ, την τελειότερη ακουστική. Ακουστική, συγγνώμη. Στον πλανήτη δηλαδή mm. σε ένα κέρμα στο κέντρο και ακούγεται στο τελευταίο θεωρείο απάνω. Ακριβώς. Γι' αυτό υπάρχει και η ισοψηφία ε, με τη λέξη ήχος και με τη φράση η επίδαυρος». Οίχω και επίδαπρο έχει την ίδια. Η επιδαβροση είναι 8, 878. Τι Τηλασ τώρα. Είναι επιβεβαίωνη ακουστική. Και το ένα ακουστική. έχει τέσσερα γράμματα. Το, το άλλο, άλλο έχει πολύ περισσότερα. Ναι. Και βγαίνει η ίδια ισοψηφία. Ναι, γιατί είναι δύο διαφορετικέ διαμερίσει του αριθμού 878. Γι' αυτό τον λόγο. Γιατί η αριθμοσοφία βασίζεται πάνω στη θεωρία των περιορισμένων διαμερίσεων των φυσικών αριθμών. Για να μιλήσουμε και με μαθηματική ορολογία. Ναι. Δεν υπάρχει ισοψηφία χωρί τι διαμερίσει των αριθμών. Καμία. Καμία. Καμία. Απολύτω καμία. Δεν μου λε μια άσχητη ερώτηση τώρα, επειδή έχω ακούσει εγώ, χρόνια κάνω παρέα με τον Λαβιολέτ, με τον Παναγιώτη, με σένα, με διάφορου, το Γουδί. Η θέση σου στη θεωρία του Big Bang, ποια είναι. Ε, την έχω διευκρινίσει από το έκτο βιβλίο μου που έχει τίτλο Η Λεξαριθμική Νοημοσύνη τη Ελληνική Γλώσση, ναι. που το έχω εκδώσει για πρώτη φορά το 2010, το Φεβρουάριο, ναι. ότι δεν είναι. Δεν είναι δεν είναι σωστή κατά 100% ναι. Δηλαδή οι κοσμολόγοι Οι οποίοι επικροτούν τη θεωρία του Big Bang Και τη δέχονται πλήρως Λένε ότι έχει γίνει ένα Big Bang Και αυτό είναι όλο αυτό Και είναι... ότι από το 0 απέχει 7 δευτερόλεπτα Αυτό είναι τραγικό λάθος ναι. Δεν έχει γίνει ένα Big Bang Έχουν γίνει πολλά Big Bang Και υπολογίζω ότι κάθε Big Bang Γίνεται Κάθε 60 δισεκατομμύρια γίνει ένα χρόνια Κάθε 60 δισεκατομμύρια είναι χρόνια γίνεται ένα Big Bang. Κάτσε, παιδιά, αυτό είναι ασύλληπτο νούμερο τώρα. Είναι. Έστω και με τον τρόπο που μετράμε εμεί. Γιατί ξέρουμε την ηλικία του Σύμπαντο. Λένε, Λένε ότι... όπω μετράμε ναι. εμεί. Έχουμε αυτοί βάλει αυτοί αυτό το μέτρο ότι... για να συνούμεθα. Λένε αυτοί ότι η ηλικία του Σύμπαντο είναι 13,73 δισεκατομμύρια γίνα χρόνια. Δεν είναι αυτή η ηλικία mm. του Σύμπαντο. Αυτή είναι η χρονική στιγμή που έχει, η, η, συμπνώμη, το χρονικό διάστημα ναι. που έχει παρέλθει από τη χρονική στιγμή που έγινε το τελευταίο Big Bang. Το τελευταίο. το τελευταίο Big Bang που έχει γίνει είναι αυτό που θεωρούν αυτοί ω μοναδικών. Αυτό δεν είναι το μοναδικό, δεν είναι το ένα και το μοναδικό, είναι το τελευταίο που έγινε. Πώς μετρεώνται αυτοί οι αριθμοί. Η ίδια η ακολουθία Φιμπονάτσι που είναι συμπαντικό κώδικας κρύβει ένα τεράστιο μυστικό ναι. από το οποίο φαίνεται ότι μάλλον έχουμε ένα Big Bang κάθε 60 δισεκατομμύρια γίνεται χρόνια. Όπω το θέτουμε τώρα και το βάζουμε στο μυαλό μας ωραία. Ποιος γιήινος εγκέφαλος η ομάδα επιστημόνων και με ποιο τρόπο βρήκε ότι αυτό η μεγάλη έκρηξη φτάνει μέχρι εκεί και με, δεν φτάνει με την, με την, πιο κοντά με, ή πιο με, μακριά. Με τη μέτρηση της ακτινοβολίας υποβάθρου. Δηλαδή. και έτσι Εκτός από τη μέτρηση της ακτινοβολίας υποβάθρου υπάρχει και μία άλλη σταθερά των φυσικών, των αστροφυσικών ναι. και αν τα συνδυάσει αυτά τα δύο μπορείς να βρεις Πότε έγινε το Big Bang, που αυτοί λένε ότι είναι το μοναδικό. Δεν είναι το μοναδικό, είναι το τελευταίο. Και μπορούμε να το αποδείξουμε. Γιατί, έτσι, για να το αποδείξουμε. Ναι, γιατί το... μου έρθει ένα μήνυμα το Λονδίνο και λέει αυτά μπορούμε να τα αποδείξουμε. Βεβαίως μπορούμε. Μάλλον η σωστή αυτή είναι, λέει, απόδειξη για αυτά έχουμε. Έχουμε. Παρακαλώ. Έχουμε και μαθηματική απόδειξη. Λοιπόν, είναι η εξή. Η φυσική, εδώ και αρκετέ δεκαετίε. Ταλαπερούνται με ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Από εδώ ξεκινάει η απόδειξη. Ποιο είναι το πρόβλημα που ταλαπερούνται, Το matter-anti-matter-asymmetry. Δηλαδή, να. ελληνικά παρεφθαρμένα είναι. Είναι η ασυμμετρία τη ύλη και τη αντιήλη. Γιατί το matter anti matter asymmetry δηλαδη ελληνικα παρεφθαρμενα ειναι ειναι η ασημετρία τη υλη και τη αντιηλη γιατι το matter ειναι ο δωρικό τύπο του, του μήτυρ. Και το αντί είναι ελληνική λέξη. Το matter και matter είναι το ίδιο, ναι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει σύμφωνα με την κβαντική θεωρία, <χε> για κάθε σωματίδιο ύλη που έχουμε στο σύμπαν, πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο αντισωματίδιον. Ναι. Έχει μετρηθεί και έχει αποδειχθεί ότι από το σύμπαν στο οποίο κατοικούμε μόνο το 4% αυτού είναι ύλη όπω τη γνωρίζουμε. Το υπόλοιπο 96% είναι σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Dark matter και dark energy. Δηλαδή Έτσι. δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς, ακριβώς, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι αυτά τα δύο. Ναι. Το είπες πολύ σωστά. Ναι. Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι η ύλη ξέρουμε ότι μόνο το 4% του σύμπαντος στο οποίο κατοικούμε είναι ύλη Σύμφωνα λοιπόν με την κβατική θεωρία Η οποία ναι. είναι αποδεδειγμένη επιστημονικώς ναι. Θα έπρεπε να υπάρχει στο δικό μας σύμπαν Ένα 4% ακόμη που να είναι αντί Άρα... Όχι μόνο δεν υπάρχει Ούτε 0,004 ,00, δεν υπάρχει Άρα, Άρα Συμπέρασμα... πού, είναι αυτό, πού είναι αυτό Το 4% που θα έπρεπε να έχουμε Είναι πολύ απλά Είναι σε ένα άλλο σύμπαν Το οποίο το έχω ονομάσει εγώ αντισύπαν Όχι παράλληλο Όχι παράλληλο ναι, με την έννοια που το ορίζουν αυτοί ναι, ναι, ναι. απλώς είναι, είναι ένας άλλος ναι. χώρος μέσα στο, στον οποίο έχουμε 4% αντίήλη ναι. αντί για 4% ύλη ο οποίος βεβαίω είναι μακριά, πολύ μακριά από εμάς mm -hmm. γιατί δεν μπορεί να συνεπάρξει ύλη με την αντίήλη και θα κάνω μια παρουσίαση στην επόμενη γιατί πρέπει να το κάνω αυτό, να καλέσω πυρηνικού φυσικούς ναι. ώστε να του τα δείξω αυτά με εικόνες για να δουν ποιο είναι το σφάλμα το οποίο κάνουν και για να αποδεχθούν πλέον τη, θεω... τη θεωρία των πολλαπλών κοσμικών εκρήξεων, η οποία συνεπάγεται από την συζήτηση αυτή που κάνουμε τώρα. Δηλαδή, επειδή έχουμε το αντισύμπαν και δεν έχουμε μόνο το σύμπαν, για αυτόν τον λόγο θα αποδείξω πώ συγκρούεται το αντισύμπαν με το σύμπαν με ναι. τη εξελίξη του χρόνου των 60 δισεκατομμυρίων γηνών ετών ναι. και γίνεται το νέο Big Bang, και έτσι εκεί έχουμε τον συμβολισμό του Απήρου με του δύο ρόμβους που έχουν μία κοινή κορυφή, που είναι η νέα κοσμική έκρηξη, και αυτό το αποκαλύπτω για πρώτη φορά. Μου συμπληρώνει εδώ ο φίλο Ματωλοδίνο και λέει, άρα 4% είναι το μάτερ. Και το 96 είναι dark matter και dark energy. Το 24 λέει είναι το dark matter και το 92 είναι dark energy. Σωστά, θα τα λέγαμε. Μα πρόλαβε. Όχι, <laughs> ναι, ναι, μα, ναι, ναι, ναι. στο καπάκι είδε, ναι, ναι, ναι. πάνω στην κουβέντα ναι, ναι, τα στενή. Ναι, ναι, ναι. Και καλό είναι να επιβεβαιώνεται και ο Αγροάτης, Μα τα έχω αναλύσει στα βιβλία. Γιατί μου. όλοι ψάχνονται και γουστάρουν. Μ, τα έχω αναλύσει μέσα στα βιβλία μου και λεξαριθμικά μάλιστα τα έχω αναλύσει. Έχω υπολογίσει ναι. και με πηλίκα λεξαριθμικών δεδομένων ότι αυτέ είναι οι αναλογίε και η γλώσσα τα γνωρίζει αυτά βάσει του λεξαριθμού. Τα γνωρίζει και αυτή. Εγώ πρώτο άκουσα για αυτά το 88-89 στο Ζεόνιμο Γκρούβι που κάναμε εκπομπέ άγνωστοι επισκέπτε και είναι καλεσμένος τώρα πρόσεξε ο Γιωργανάς ο Πόλα και ο Τάκης ο παπά και συζητάνε τότε για το Big Bang που ήταν κινέζικα βαριά κινέζικα Πρόσεξε τώρα είπες κάτι πολύ σημαντικό Είπε τη φράση το Big Bang ν, ναι για το Big Bang Αν τη γράψει φίλε μου Γεώργιε με ελληνικά ναι θα σου βγάλει τον αριθμό 700 Με τη λατινική του γραφείου, όπω γραφεί. Όχι, με τα ελληνικά. Δηλαδή, τάφο μικρόν, μη, μι, πι, γ. Α, γ, γ, καπα και, και λοιπά. Ναι. θα βάλει και το ν. Ναι. Στο Γιατί έχει ναι. και το ν. Νή, γ, Αν ναι. τη γράψει ακριβώ όπω μεταφέρεται, με ελληνικού χαρακτήρε, σύμβολα γράμματα. Αλλά την ακού το ίδιο. Ακριβώ με πιστή μεταφορά, ναι. θα σου βγάλει τον αριθμό 717. Οπου είναι. Που είναι ο αριθμό τη φράσεω η αρχή. Και ναι. οι κοσμολόγοι δέχονται το Big Bang σαν την αρχή. Ναι, αλλά το πρώτο Big Bang που έχει γίνει πολύ πιο πριν από, από τα 13,73 δισεκατομμύρια εκείνα χρόνια είναι η αρχή της δημιουργίας του υλικού σύμπαντος. Άρα ο λόγο, ο Έλλην λόγο που είναι σοφότατο, ακόμη και τη μεταφορά αυτών των αγγλικών στα ελληνικά με τη σωστή ορθογραφία, σου δίνει λογική ισοψηφία και είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Όπω είπαμε πριν, δηλαδή, κάποιε ή λέξει έχουν το ίδιο νοηματικό και αριθμητικό αποτέλεσμα και με την ελληνική αντίληψη. Αν το ψάξεις το θέμα πολύ, βρίσκεις, ναι. βρίσκεις θαυμαστά πράγματα, έτσι, φαινόμενα. Το θέμα ξέρει ποιο είναι, πάνω να πούμε τώρα, γιατί μας λένε και μας βρίσκουν τώρα μας όλους εθνίκια και τέτοια, ξέρεις. Άρα ο δημιουργός είναι Έλληνα. Έλληνα τι σημαίνει? Ελ και in. Ναι. Είναι παρατοδοτικός του ημίτου, το in. Δηλαδή, αυτός που είναι φωτεινό, φωτεινό νου. Ο φίλος δεν έχει κάνει έρευνα πάνω στο αντικείμενο από το Λονδίνο και κυρίω στο modified gravity. Στην τροποποιημένη βαρύτητα. Μ' αρέσει ναι. που μα ακούνε άτομα αυτού του επίπεδου Όχι, και αυτό ε, το γνώσιο μα, για να μπορούν ε, ε, να σε ακολουθήσουν. Ε, ε, του δώσαμε πληροφορίε που είναι πολύ σημαντικέ. Δεν είναι δημοσιευμένε σε βιβλία αυτέ τι πληροφορίε παρά μόνο στο έκτο βιβλίο μου με τίτλο Ηλεξαριθμική νοημοσύνη τη ελληνική γλώσσα. Θα τα αναρτήσουμε Έτσι. στο Books. Που, λοιπόν. Ναι. Τι έλεγε για τι δύο Ότι είναι Ρόδιο. καταπληκτικό το φαινόμενο να έχει ισοψηφία με τη φράση το Big Bang, ίσον η αρχή, ίσον 717. Ναι. Ο Παναγιώτη ο Παπα λοιπόν το 88, 89, 90, εκεί που κάναμε μέχρι το 92, μα σταματήσανε μετά. Εκπομπέ στο Τζέν Μογκρούβι, θυμάμαι ένα βράδυ, πρέπει να τι έχω κιόλα. Ε... Παπά Γιωργανά Λαβιολέτ, ο Λαβιολέτ είναι απέναντι από αυτή την αντίληψη. Παγκοσμίως σε όποιους επιστήμονες την... ακούνε αυτή τη θεωρία του Big Bang και λέει μας λένε και μας ατσαντίζεται και όλα λόγω και του επίπεδου του μας λένε λέει για το Big Bang και έχουν 7 συλλοί της 7 δευτερόλεπτα πριν το 0 το θυμάμαι αυτό αλλά τα 7 δευτερόλεπτα λέει, πριν το 0 μέχρι το 0 μπορεί να είναι απίστευτος χρόνος και μπλα μπλα, αλλά μπορεί να τα θυμάμαι τώρα. Μπορεί να και είναι απέναντι από τη θεωρία του Big Bang, θεωρεί παγίδα. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη για αυτόν στην αρχή. Εγώ διευκρίνησα πλήρω ότι είναι λανθασμένη η θεωρία του Big Bang κατά μεγάλο ποσοστό. Γιατί αυτοί κάνουν το τραγικό λάθο να θεωρούν ότι έχει γίνει μόνο ένα. Εκεί αυτό είναι το, το. μεγάλο λάθο που παίζει. Και είπα και επιστημονικά επιχειρήματα ότι επειδή υπάρχει η ασημετρία ύλη και αντιήλη, υποχρεωτικά υπάρχει ένα τουλάχιστον ακόμη σύμπαν. Δεν μπορώ να αποδείξω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Αν υπάρχει ναι. κι άλλο σύμπαν. Το οποίο αποτελείται... Ακόμα ένα τουλάχιστον. <coughs> ναι, ακόμα ένα, τουλάχιστον, Το οποίο αποτελείται. Μπορεί να είναι και το μοναδικό το ακόμα ένα αυτό. Να μην έχουμε κάτι άλλο. Ναι. Το οποίο αποτελείται από 4% από αντιήλη. Ναι. Γιατί να δεν μπορεί. Το αντί του δεν κάποιο να έρθει και να μα πει πού είναι, πού είναι η αντιήλη που χάθηκε. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι. Άρα κάπου είναι. Πού είναι. Στο αντισύμπαν. Πολύ απλό είναι. Ναι. Πρέπει να ξυπνήσουν να το καταλάβουν. Πώ λέμε δράση-αντίδραση η Πρέπει να το καταλάβουν ότι είναι εκεί. Και μπορώ να εξηγήσω πώ και γιατί. Πώ και γιατί γίνεται η νέα σύγκρουση μετά από αυτά τα δισεκατομμύρια χρόνια που είπα, Πώ και γιατί. Αλλά σε διάλεξη με σχήματα, όχι έτσι. Και με βαθματικού τύπου, όχι έτσι. Και ένα άλλο, γιατί έχω βοηθηθεί στη σκέψη μου από όλου εσά. για αυτά θυμάμαι... που αποκαλύπτουμε τώρα, ναι, ναι. θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν σε ένα πολύ μεγάλο τηλεοπτικό διάβλο παγκοσμίω. Θα, θα τα κάνουμε, ρε, και, σειρά, σειρά. και να εξηγηθούν ώστε να μάθουν οι επιστήμονε τι Λε... πραγματικά συμβαίνει στα σπίτια. Έτσι φέρε μου, έρχεται STMR τώρα. Κάτσε να φύγουν οι οικοπροσκυλάδε στα τη μέση να έρθουμε στα ίσα μα και θα τα δούμε. Λοιπόν, ένα άλλο σημαντικό που θυμάμαι το οποίο έχει πει και από τηλεοράσεω ο Πολ σε αντίστοιχη κουβέντα λέει ότι το 14.001 και 2 το 2016, το εξωγερατίο, να το πω έτσι το Ιάννη, είμαι κατανοητή, Επέβαλε στο ανθρώπινο όν την αμνησία. Και από τότε λέει ο άνθρωπος δεν θυμάται αυτά που θα έπρεπε από το 14, Παύλα και 2, 16 και πριν. Υπάρχει... Δεν θυμάται, δηλαδή του έχουν μπλοκάρει το σύστημα. Ένα θέμα Σε που... διαχρονικό σύστημα ναι. το 16.000 χρόνια είναι τίποτα. Ο... Σκέψτε τώρα τα δισεκατομμύρια χρόνια. Συνεχές Τα ναι. 16.000 χρόνια. Στα δισεκατομμύρια χρόνια είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Ναι. Έχει πει δε και το άλλο ότι ο βιολογικό κύκλο του ανθρώπου συμπληρώνει α πούμε τα 80 χρόνια ζωή δική μα για το σύμπαν, για τη φύση, για τα δεδομένα είναι 24 δεύτερα. Ο χρόνο είναι σχετικό. Εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία κινούμαστε. Και ναι, δεν μιλάμε, εννοεί ναι. το βιολογικό χρόνο, ναι. το δικό ναι, ναι. μα, σαν όντα. Δεν μιλάμε για μια ταχύτητα 200 ή 1000 χιλιόμετρων, γιατί οι πιο πολλοί από εμά έχουμε κινηθεί και με ταχύτητα 1000 χιλιόμετρων μέσα σε ένα αεροσκάφο. Ναι. ναι. Εγώ έχει υπάρξει. Ο που αλλάζει στιγμή, ο χρόνος. Έχει υπάρξει κατά πολύ ελάχιστο ποσοστό στην ταχύτητα αυτή. Ναι. Που έχω κινηθεί με ταχύτητα 1150 χιλιόμετρα την ώρα σε ένα αεροσκάφο που εκτελούσε τη διαδρομή Νέα Υόρκη-Βοστόνη-Αθήνα. Ναι. Έγραψε το κοντέρ το ηλεκτρονικό γιατί μα έδειχναν τα δεδομένα. Ναι, 1150 έτσι, δεν έχω πάει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Αλλά σε αυτή την ταχύτητα, στα 1150 χιλιόμετρα την ώρα, η διαστολή του χρόνου είναι πάρα πολύ μικρή. Αν όμω κάποιο κινηθεί με ταχύτητα που πλησιάζει την ταχύτητα του φωτό, η διαστολή του χρόνου είναι τεράστια. Γι' αυτόν περνάει ελάχιστο χρόνο. Για του άλλου που είναι ακίνητοι πάνω στη γη, περνάει πάρα πολλή χρόνο. Με αποτέλεσμα αυτό να ταξιδεύει προ το μέλλον. Ακριβώς. Αυτό γίνεται. Ναι. Άρα το ταξίδι προ το μέλλον είναι πανδύσκολο. Και κάτι που πρέπει να κάνουνε που δεν κάνουν. Θα γίνει όμω και αυτό. Ναι. Θα γίνει όμω και αυτό κάποτε. Ο φίλο μου mm από -hmm. το Λονδίνο παρακολουθεί με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε. Ξέρω ποιο είναι, Γιατί με παίρνει και τηλέφωνο καμιά φορά. Δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά γνωριζόμαστε. Και πάνω σε αυτά που είπαμε τώρα, λέει: Υπάρχει κατεστημένο στι ακαδημίε, εννοεί την ακαδημαϊκή κοινότητα, και δεν θα μπορέσει να βγάλει τίποτα. Μάλλον απευθύνεται σε σένα. Το ξέρω από πρώτο χέρι. πέστο στον αέρα και πέστο και στον Λευτέρι. Το είπα, αδερφέ. Λοιπόν. Το έχει πει και ο Παναγιώτης ο Παπάς αυτό. Έτσι. Για να καταλάβουμε, γιατί το, το πολύ αποστα, η μεγάλη απόσταση είναι και δίπλα μας. Δηλαδή, άμα πάμε λίγο τη βόλτα του μυαλού, όπως κάνεις εσύ ο Παναγιώτη ή ο φίλο μας, και βλέπεις το αποτάτο, τελικά η μικρότητά σου είναι που πρέπει να κοιτάς, και το στενό σου περιβάλλον, τον κύκλο μα, για να αντιλαφτεί περί τίνο πρόκειται. Γιατί στην ουσία, τι είσαι, έχει πει και ο κατσαρός εδώ, να ξέρει, λέει Γιώργο, ότι είμαστε πειραματόζωα. Δεν έχει άδικο. Και να σκόκο στην άμμο. Δεν έχει άδικο. Για να το πάω εγώ στα δικά μου τα λαϊκά, που έχουμε με την κρίση και τι μαλακίες των 30-40 ετών. Ξέρει ποιο είμαι εγώ, ρε. Και ατύπο ήσαι, αφού δεν υπάρχει, τι να είσαι. Αφού δεν υπάρχει, πώ είσαι. Έτσι. Στην ουσία. Και βγαίνει και ο Πολ και λέει: 24 Δεύτερα. Δηλαδή, ζει 24 Δεύτερα τη ζωή σου. Εάν βγάλει τα μισά από τα 40, ζει τα 12 και λε: Ποιο είμαι εγώ, ρε, αφού ρε, δεν έχει προλάβει να υπάρξει. Για να καταλάβουμε τη μαλακία που μαζεύει, θέλω να το πω αυτό τώρα. Έτσι, ω ανθρώπινα όντα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο χρόνο έχει τεράστια σχέση με τον αριθμό 6. Έτσι. Η ώρα έχει 60 λεπτά. Έχει 3600 δευτερόλεπτα Είναι πανταχού παρούσα η παρουσία του 6 Στον χρόνο έτσι; Βαράντα τηλέφωνα εδώ δεν μπορώ άλλο Λοιπόν ε, Κάτσε να βάλω ένα τραγούδι Γιατί βαράντα τηλέφωνα να απαντήσω Και επανέρχομαι αγαπητοί φίλοι εδώ Συνεχίζουμε με λίγο μυθοδία Λοιπόν, εδώ είμαστε. Νομίζω ότι είναι αρθιό σημαντικέ ενδιαφέρουσε εκπομπέ που έχουμε κάνει λόγω του ότι ο Λευτέρη ασχολείται με ιδιαίτερα πράγματα και τα συνδέει και με τη φιλοσοφία την οποία κατέχει πολύ καλά και τα αναλύει μαθηματικά. Να ευχαριστήσω του φίλου που είναι μέσα από όλα τα σημεία του πλανήτη, αγαπητοί φίλοι, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, εννοείται, αυτά είναι αυτονόητα. Και να στείλω χαιρετίσματα και σπάρε. Στο Βανκούβερ και στον Καναδά, κατά επέκταση που είναι πάρα πολλοί φίλοι και μου στέλνουν μηνύματα κάθε μέρα. Ο φίλο μου ο Κώστας ε, έχω αφήσει χαλάκι το Movement 4 και θα επανέλθουμε εκεί. Ο φίλο μου ο Κώστας ο οποίο είναι και αυτό βαρεμένο, όχι όπω είναι ο βουλευτή που πήγε και τον πλάκωσαν στα μπουκάλια και στα γιαούρτια στην Αυστραλία και καλά του κάνανε. Και βγήκε και είπε ο Ηλίθιος γιατί περί Ηλίθιου πρόκειται, ότι και αυτοί είναι χρυσαυγίτε. Δηλαδή, έχει γεμίσει ο κόσμο στον πλανήτη χρυσαυγήτε. Αυτοί, μάλλον, όπω λέει ο Πουλουκάκο σε ένα τραγούδι, οράματα δεν βλέπω. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν πάθει ομαδική παράκρουση 153 και πάνε να βγάλουν μαλάκε 10 εκατομμύρια. Μα μαθηματικά βγαίνει αυτό, Μα. Βγαίνει, α πούμε γιατί. Βγαίνει. Το... Για δώσε μου. Το όνομα Ζάεφ βγάζει τον αριθμό 513. Ναι. Το 153 τι είναι, αναρριθμητισμό του 513. Ναι. Οπότε έχει σχέση. Έχει σχέση. Να το, το, το λύσουμε το θέμα αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, ο φίλο μου ο Κώστας λέει ένα θεματάκι που μα αρέσει όλου και στέκει και όπω μου το, στο διάλειμμα θα το απαντήσει. Από του Ρόδο λέει: Οι αργοναύτε δεν έφυγαν ποτέ, είναι ένα θέμα που αν το κάνουμε κάποια στιγμή. Όταν Ήσήμαστε... λέει δεν έφυγαν ποτέ όμω, έχει δύο αρνήσει, άρα κάποτε έφυγαν. Κάπου τέφυγα. <laughs> ναι. Λοιπόν, ε, δεν έφυγαν ποτέ, γι' αυτό και επιστρέφουν. Για αυτού τα 10.000 χρόνια δεν είναι τίποτα στο έξω διάστημα και το κόσμο σκάφο μέσα στο διάστημα. Πάλι στη δεν είναι τίποτα, άρα χρόνου... είναι κάτι. Και βέβαια είναι κάτι, είναι... κάτι ένα μικρό είναι χρονικό κάτι. διάστημα, άρα πάλι συμφωνούμε. Σωστό. με σειράκα του χρόνου καταλήγει στην πύλη από όπου απογειώθηκαν στο πύλιο. Το... Με ήττα εντοπεί οι αδερφέ, για να είναι και σωστό. Οπότε, και θε... και οπότε, θέλουν, έρχονται, οπότε θέλουν έρχονται, όποτε θέλουν, διακτινίζονται Να απαντήσουμε λοιπόν. Δηλαδή ναι. ταξιδεύουν με το Δία. Εάν, λέω ή ακτής, έτσι, Έχει το δία και το ακτής. Εδώ, εάν χρησιμοποιήσει ένα μαθηματικό τύπο, ο οποίο λέει τάφ 1 ίσον γραμμή κλάσματος, τάφ 2 δια τετραγωνική ρίζα του 1, μείον β δια C, το β είναι ταχύτητα από το velocity, το β δια σε σε παρένθεση όλο το κλάσμα και όλο το τετράγωνο, ναι. το 1 μείον αυτή την παρένθεση στο τετράγωνο είναι κάτω από την τετραγωνική ρίζα και αυτό είναι στον παρονομαστή, Τότε, αναλόγω με την ταχύτητα που έχει το σκάφο, μπορεί να δει και τη διαστολή του χρόνου ή ανάλογο με τη διαστολή του χρόνου που θέλει να δημιουργήσει, μπορεί να ορίσει ταχύτητα με τι ταχύτητα πρέπει να κινείται το σκάφο. Επομένω, από εκεί μπορεί πολύ εύκολα να προσδιορίσει τη διαστολή του χρόνου mm -hmm. και να επιβεβαιώσεις αυτά που είπε ο προηγούμενο ο φίλο. Και γι' αυτό και οι ονομασία δεν είναι τυχαίε, γι' αυτό και πέντε σημαίνει πύλη εν το τέλι. Ναι. Ενώ πύλιον, το πρωτοάκουσα... είναι πύλιον είναι η φωτεινή πύλη. Ναι, η έξοδος στο νήλιο, στο φως Η φω... φωτεινή πύλη. Φου... Ναι. Αυτό που είπε τώρα για την Πεντέλη, το πρωτοάξο πριν πάρα πολλά χρόνια σε μια ανάλυση επιτοπίω εκεί, με παρέα από το Σαραγά Από το Ελευθέρριο. Ναι. ναι. Ε... Όσο λέει απομακρυνόμεθα από το κέντρο του Σύμπαντος τόσο και ο χρόνο διαστέλλεται. Εξαρτάται πάντα με τι ταχύτητα κινούμαστε για να μιλήσουμε για διαστολή χρόνου. Mm. Δεν εξαρτάται πόσο μακριά είμαστε από ένα σύστημα αναφορά, εξαρτάται με ποια ταχύτητα κινούμαστε σε σχέση προ αυτό το σύστημα αναφορά, το οποίο το θεωρούμε ακίνητο. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι ακίνητο, γιατί στον κόσμο δεν υπάρχει κάτι που να είναι ακίνητο. Γιατί? γιατί η ίδια η γλώσσα γνωρίζει την ισοψηφία κόσμο ίσον κινούν. Ίσον 600. Τα πάντα στον κόσμο κινούνται. Δεν υπάρχει κάτι που είναι ακίνητο. Ο Θεό κινείται. Με τη μεγαλύτερη ταχύτητα όλων. Γι' αυτό και λέγεται Θεό. Θεός. Θεός. Από, από το θεο από θα το πείτε, τρέχω. Πάρα, πολύ πολύ ένα, πάρα πολύ. Κινούμε πολύ μεγάλε ταχύτητε. Κινούμε με πάρα πολύ μεγάλε ταχύτητε. Και αυτό το, με λίγα λόγια του έμπτωνα να Γι' αυτό και το God έχει το go μέσα που σημαίνει πηγαίνω. Αλλά για να πάω πρέπει να τρέχω. Και ναι. πού πηγαίνω. Στο D. Στο Δέλτα, Στον κόσμο των τεσσάρων διαστάσεων. Ναι. Και γι' αυτό το Σάββατον μετέβει ει Άββατον, δία των άνθρωπων, τόπων, ναι. ο οποίο είναι ο τετραδιάστατο κόσμο. Και γι' αυτό εμεί δεν μπορούμε να τον δούμε. Και ο αναγραμματισμό είναι God. dog. dog, που, dog που, όπως που είναι ο Σύριος, ο Σύριος Είναι και ο Σύριο, το άστρο του Κείνα. Ο Κίνα, πούμε. Ακριβώ. Και όπω ο σκύλος είναι πιστό στον άνθρωπο, έτσι και ο άνθρωπο πιστεύει προ το Θείον. Όταν αντιληφθεί τι είναι το Θείον. Όταν, όταν αντιληφθεί. Όταν, όταν. Έτσι. Λοιπόν. Γιατί είπαμε, το Θείον ίσον κοσμολογία, ίσον ελληνική θρησκεία, ίσον 514, 10 ο προπυθμενικό, 1 ο πυθμενικό. Αυτό στέκει απάνω στη ρίση του Αριστοτέλη που λέει το κοινού να Βεβαίω. Αυτό πλέος. που είπε πριν Ο πρώτος που το είπε ναι. Γιατί μπορεί να μας φαίνεται κάτι που είναι ακίνητο, Δεν είναι ακίνητο, Για δύο λόγους Γιατί κινείται πάνω με τη γη μαζί Γύρω από τον ήλιο Και κινείται και μέσα στο σύμπαν Στο Ταυτοχρόνως σύστημα, ταυτοχρόνως. ταυτοχρόνως Άρα είναι πάνω Η κίνηση του είναι μια δίνη Ένα βόρτεξ Αυτή είναι η κίνηση ναι. που, Για όσους ξέρουν φυσική Είναι πολύ πλοκή. Δεν είναι απλή η κίνηση Και εμείς νομίζουμε ότι είναι. Ακίνητον. Δεν είναι ακίνητον, είναι το ακίνητον κοινούν. Ο άλλο λόγο που είναι κοινούν είναι ότι μέσα του υπάρχει ένα σύμπαν σώματιδίων ναι. που αενάω πάλι είναι και, και κινείται. Άρα έχουμε πολλαπλέ κινήσει σε ένα σώμα που φαίνεται ακίνητον. Γι' αυτό λέμε τα φαινόμενα απατούν. Λοιπόν, δύο ερωτήσει. Η μία με ρωτάνε, με έχουνε φάει από την προηγούμενη εβδομάδα και τη... όταν κάναμε και τι κουβέντε. Να έχει εδώ μία εκπομπή μόνιμα, έστω και μία ωρίτσα κάθε τόσο, ή. Να έρθει συχνότερα, τι από τα δύο μπορεί να συμβεί, είναι η μία ερώτηση. Να απαντήσει. Θα βρούμε τη χρυσή τομή. <laughs> Θα βρούμε το ΦΥ δηλαδή. Το φι, ακριβώ. Έτσι. Λοιπόν. Η χρυσή τομή είναι 1726. Ναι. Που λοιπόν. ισοψηφεί με την λέξη αρχιτέκτονος. Είναι ο αρχιτέκτον του αρχιτέκτονος. Ναι. Άρα το μέλημα των πρωταρχικών του αρχιτέκτονο ναι. είναι να εισαγάγει στα κατασκευαστικά του δεδομένα τον αριθμό τη χρυσή τομή. Σωστό. Λοιπόν. Αυτό που μπορώ να πω στου φίλου και το έχουμε πει εδώ με το Λευτέρι. Θα οργανώσουμε και άλλα πράγματα για τώρα σιγά σιγά είναι ότι θα στείλει τα ευλία στο Μέλνερ να ανέβουν στο μπάνερ. Ένα. Δεύτερον, ε, όταν ξέρεις, ας πούμε, επειδή μένει πολύ μακριά από την Αθήνα, όταν ξέρει, α πούμε, ότι είναι Τετάρτη και ότι την Κυριακή θα είσαι στην Αθήνα. Μπορούμε να κάνουμε και τηλεφωνική εκπομπή. Και... Είναι το πρόβλημα εκεί. Ναι, αλλά δεν δε θα έχουμε οπτική, δεν ξέρω πότε να σταματήσω. Θα γίνει θα σούπα. Αλάτι, ναι. Προτιμώ εγώ τι. Όποτε κατεβαίνει εδώ να δεις σου ή έχει τη σου, να μου έχει πει πριν, έστω και μία ώρα και δύο. Μια μέρα. Μια μπορείς μία μέρα. Αν μπορεί να κάτσεις τετράωρο, αλλιώ να έχω για αυτό σήμερα κάλεσα τον Αλέξανδρο τα δικά μα. Θα το καλύπτω εγώ το υπόλοιπο κομμάτι. Με έναν ανάλογα λεσμένο. Δεν είναι εκεί το Πολύ θέλω. Σωστά. Έτσι. Και να μα δώσει τώρα και τις απαντήσει γιατί είπαμε η εκπομπή θα πάει στο Βαγγέλη κάποια στιγμή και θα σε επιβάλλεται να σε επαφή έστω και σε πριβέ μορφή σε πρώτη φάση που θα τον βοηθήσει σε δικές του νοηματικές καταστάσεις να... Μα πει κάτι για τον Βαγγέλη του Παπανασίου, γιατί κάτι έχει κάνει και έχει γράψει. Καταρχήν, το όνομα Βαγγέλης το ναι. έχει τον αριθμό 252. Το Βαγγέλης είναι... ή το Ευάγγελος. Και τα δύο θα κοιτάξουμε, θα μελετήσουμε. Παρακαλώ. Μελετς. Το, το Ευάγγελο, παρεμπιπτόντω, κωδικοποιημένα το είπαμε και προηγουμένω, γιατί το Ευάγγελο είναι 717, ναι. που είναι η αρχή, που είναι το Big Bang. Και ο Ευάγγελος του είναι ο πρωτοπόρο πάνω στην ηλεκτρονική μουσική. Όντε. Δηλαδή αυτά που έκανε εδώ και πολλέ δεκαετίε. Οι άλλοι στον ύπνο του δεν μπορούσαν να τα σπουδάσουν. Αρχικά στι αρχέ του 70 Γιατί δεν είχαν τα synthesizer που έχουμε εμεί σήμερα. Γιατί και εγώ ασχολούμαι με ηλεκτρονική μουσική. Ναι. Αυτό κατάφερε να δημιουργήσει, ανακάλυψε πατέντες ανακάλυψε συνθήκε, καταστάσει. Δημιούργησε, οδήγησε τον ήχο όπω ήθελε, εκεί που ήθελε και δημιούργησε αυτά τα αριστορκύματα. Τα οποία παίζουν ακόμα θα παίζουν και θα παίζουν στο σύμπαντ και θα ακούγονται. Έχουν σταλεί, έχουν φύγει από τη γη. Εσύ πότε θα φύγει από Αθηνά. Λέει, θα είσαι αύριο, α πούμε. Μπορεί, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Λοιπόν, Εξαρτάται. Ολοκλήρωσε την άποψη σου για το Βαγγέλη μαθηματικά, όπω έλεγε, για να βρω εγώ κάτι από το ε, σου. Το Βαγγέλης, λοιπόν, έχει τον αριθμό 252 και ισοψηφεί με τη λέξη ΝΑΣΑ. Και βεβαίω γνωρίζουμε ότι εδώ και κάποια χρόνια συνεργάζεται με την ΝΑΣΑ. Και είναι διεθνώ γνωστό ω Βαγγέλη. Γι' αυτό yeah. αναφερόμαστε σε αυτή την ισοψηφία, στο 252. Εάν πάμε στο όνομα Ευαγγέλο, έχουμε το 700. 17, που πάλι έχει σχέση με το σύμπαν γιατί είναι το Big Bang αλλά και η αρχή, είναι η αρχή στις νέες ιδέες πρωτοποριακές σκέψεις και μεθόδους για σύνθεση ηλεκτρονικής μουσικής που μόνο αυτός κατέχει, Έτσι. οπότε και αυτό εξηγείται αλλά άμα γράψουμε και το ονοματεπώνυμο Βαγγελς, ε, Ευάγγελος, συγγνώμη, Ευάγγελος Πάπα Θανασίου όπως πραγματικά είναι, θα βγει ο αριθμό 1620 που είναι ο αριθμό τη χρυσή τομή πολλαπλασιασμένο επί με απόκληση δύο μονάδων. Γιατί είπαμε ότι αυτό είναι 1618 προηγουμένω ναι. στην αρχή τη εκπομπή. Και η, η χρυσή τομή έχει σχέση τεράστια με την αρμονία και ναι. μουσική χωρί αρμονία δεν υπάρχει. Αρμό και νου. Δεν υπάρχει. Έτσι. έτσι Μελωδία και αρμονία συνθέτουν τη μουσική. Λοιπόν, εγώ έχω εδώ τα δύο συντήσου. Δεν ξέρω, έχει άλλο. Τρία έχω δημιουργήσει. Το πρώτο το 1994, το δεύτερο το 2000 και το, το τρίτο. Το πρώτο είναι ένα. Μαραθωνοδρόμο, το Marathon Runner. Το πρώτο. Αυτό να το φέρει την άλλη φορά. Το δεύτερο είναι. Βεβαίως, το το Απλώνιο Και το τρίτο είναι. Ο Πιθαγόρα. Από πιο πριν φύγει να του φέρει. Φέτο θέλω να δημιουργήσω ένα τέταρτο. Γιατί ναι. έχουμε διαθέσιμη τεχνολογία πολύ καλύτερη από ό,τι είχαμε πριν. Ναι. Και θα δημιουργηθεί κάτι που θα είναι πιο μελωδικό από τα προηγούμενα. Ωραία. Από... Έχω βρει και τον τίτλο αλλά δεν είναι ανακοινώσιμος ναι, ακόμα Όχι ωραία Από τα δύο από τον πιθαγόρα για το Απολλώνιο Φως Από ποιος είναι να βάλουν ένα κομμάτι Από το Πυθαγόρας από να το βάλεις πυθαγόρας. Το, το Ποιο είναι το αγαπημένος Το, το, το, το κομμάτι Θεός, το δύο ε, Θεός Λοιπόν θα ακούσουμε το Θεός Και θα πω στους φίλους ότι έχει δύο συντή που τα έχει βγάλει οι μουσική θα ακούσουμε ένα κομμάτι τώρα Από λεξαριθμικές Έτσι Και μαθηματικές Μπράβο Και μπορείτε να τα προμηθεύεστε Από τον Αλμπέντο Αφού θα στέλνετε email ή sms Όμως θα το πω άλλη φορά Αυτό να τα ανεβάσουμε στον αέρα Ακούμε το Θεός Από το CD Πυθαγοράς Πυθαγόρας. Εδώ είμαστε από τη φίλη ακόμα ακούμε το κομμάτι Θεός από το CD του Λευτέρη Πιθαγόρας τα οποία τα έχει δημιουργήσει με μαθηματικά Μπράβο. με μια συγκεκριμένη ανάλυση με μια θεωρία που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ούτε από τον ξενάκι ούτε από κάποιου άλλου. Ναι. Την έχω βελτιώσει τώρα αυτή τη θεωρία γιατί έχω καταλάβει πώ μπορούμε να κάνουμε σύνθεση μουσική με τη χρήση αποκλειστικά των μαθηματικών. Ναι. Αλλά και ένα μεγάλο μυστικό που κρύβει ο αριθμό 11. Το έχω πει και σε προηγούμενε εκπομπέ αυτό. Γιατί η λέξη Σαρμονία έχει το 272 και από το 272 το 2, το 7 και το 2 μα πηγαίνει στο 11. Οπότε το κλειδί για τη σύνθεση τη μουσική είναι ο αριθμό 11. Το μεγάλο κλειδί που είναι πρώτο αριθμό. Και είναι μία μονάδα μικρότερο από το 12 που είναι το κλειδί του μαθηματικό του Πλάτωνο, του κώδικου του Πλάτωνο. Άρα, εσύ το συνθέσει που κάνει κάνει με μαθηματικό τύπο. Με τύπου μαθηματικού. Ναι. Γιατί από τη ξέρω, ο Αγγέλη κάνει με έμπνευση. Και με έμπνευση, βεβαίω. Και με τη γνώση που <σχελίδι> έχει <σχελίδι> εννοεί. Φυσικά, καλά. εντάξει, Ο άνθρωπο αυτό τώρα έχει γράψει ιστορία. Ναι, ναι. Μα κάναν δύο που βγήκαν στην πορεία, στο διεθνέ θεραίωμα, όπω είναι ο Ζάμι Σερζάρ και άλλο ένα μου διαφεύγει. Δεν είχαν διάρκεια στην αγορά και ο λόγο ήταν ακριβώ αυτό. Διότι ήταν ε, τυποποιημένοι και ξυλλοί. Αυτό ήταν ο λόγο. Δηλαδή γράψανε 10 κομμάτια, 20, 50, 5 άλμπουμ, ξέρω εγώ, τέρμα. Ο άλλο εμπνέεται, δηλαδή κάθε μέρα. Τώρα έμαθα από τη Μαρία ότι έβγαλε καινούριο άλμπουμ ναι, και φτιάχνει. Το, το έχω πάρει, το, το έχω γράψει. Το τελείω καινούριο. Δεν είχα ιδέα εγώ, μου το είπε, Μαρία. Θυμάστε τιτλο. Νόκτσουρν, κάπω έτσι. Ναι. Τέλο πάντων, Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έχει εύχαμε... πάρα πολύ μουσική με πιάνο μέσα, καταπληκτική. Ναι. Και τα κομμάτια είναι. Πάντα ο Βαγγέλης Παπαθανασίου διακρίνεται για την εμψυχοτική του μελωδία. Όντως. Γιατί έχουμε πει ότι έχει αποδειχθεί επιστημονικώ ότι θεραπεύει και άτομα με ψυχικά προβλήματα. Όντως. Γι' αυτό και βγαίνει η ισοψηφία νότα ίσον ίαση, ναι. ίσον 421. Ναι. Η μουσική νότα, η μουσική αλληλουχία δηλαδή. Ισονίασης. Όμως... Ναι, νότα Ισονίασης. Ίσουν 421. 4 και 2 και 1 κάνει 7 η νότας είναι 7. Ναι. Και γι' αυτό είναι και ο ιερός αριθμός το 7. Πρέπει όμως να φύγω γιατί με καλούν από ό,τι βλέπω. Θα φύγεις, <σ <σ θα φύγεις. Ναι. Ναι, το, έχουμε πει. Εξαλ, το έχω πει από την αρχή ότι θα είσαι εδώ ένα διωράκι και να σας ευχαριστήσω πως είναι εδώ. Η εκπομπή ήταν καταπληκτική. Ε... Με το Φρουίτη Λούψ λέει τα έκανες αυτά τα κομμάτια. Τα έκανες τα κομμάτια αυτ 3... Ρωτά ένας φίλος 3... από τη Γαλλία ναι, Είναι τρία synthesizer που έχουν χρησιμοποιηθεί για αυτή τη σύνθεση. Ναι. Το ένα από αυτά είναι το Motif τη Yamaha. Μάλιστα. Λοιπόν, φύγε να πα στο ραντεβού, σου ευχαριστήσω. Θα είμαστε επαφή. Να ευχαριστήσουμε όλου του φίλου που μα άκουσαν, Έτσι. σε όλο τον πλανήτη. Σε... Θα είμαστε σε επικοινωνία και σε θα κάνουμε επαφή. Και σε ψάρουν, σε ζητάνε και θα έχουμε επαφή. Μερικοί μου λένε, ακόμα και τηλεφωνικά, λένε, να σε βγάζουν. Εντάξει, ό,τι πει το Είπαμε, αφεντικό. Θα βρούμε, θα βρούμε το αφεντικό είναι <laughs> <laughs> το κοινό. Έτσι, Δεν είμαι εγώ φυσικά. Λοιπόν Να είσαι, στο καλό ευχαριστώ, Και ευχαριστώ. να ο μας στέλνει το email καλά. Τα εξώφυλλα Και τον CD τα εξώφυλλα Να αν τα ανεβάσει ο Χρήστος στο, στο μπάνερ Να τα έχουμε και από εκεί και πέρα το προχωρήσουμε Μάλιστα. Λοιπόν να είσαι καλά αγοράκι μου Καλό βράδυ και εγώ ευχαριστώ πολύ Να είσαι καλά Λοιπόν θα βάλω ένα συντάκι ακόμα Μάλλον ένα κομματάκι ακόμα Από το album Πιθαγόρας Το οποίο λέγεται Το Συμπάν του Βαγγ του Βαγγέλη Λοίρης που έχω πάθει, του Λευθέρη και πανέρχομαι με ένα ε, ακόμα καλεσμένο που έχω προναγγείλει, τον κύριο Αλέξανδρο Μεταξάτο γιατί είμαι και με τον μπαμπά του φίλο έχει έρθει εδώ μας, έχει μιλήσει για το mind control παλαιότερα κλπ. Και θα πούμε διάφορα πραγματάκια με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακούσαμε ένα καταπληκτικό κομμάτι Ειδικά αυτό μου άρεσε πάρα πολύ Το δεύτερο Με το τίτλο Συμπάν Από μαθηματικούς τύπους Όπως μας ανέλησε πριν Ο Λευθέρης Και είναι σημαντικό Θα μπορείτε να προμηθευτείτε τα CD του Θα τα βάλω εγώ Σε ένα μπάνερ που έχουμε στον Αλπέντο Και τα ευβλία του Απήχε όλο αυτόν τον καιρό και πάνω τώρα μπορεί και λειτουργεί διαφορετικά είναι εδώ και είναι κάτι που δεν κυκλοφορεί στην αγορά και είναι και απίστευτα Έχουν 15 κομμάτια το κάθε ε, συντή νομίζω mm. Τα έχει βγάλει εδώ και καιρό, εγώ τα έχω, τα έχω περασμένα στον υπολογιστή εδώ και χρόνια Και δεν τα έπεσα και τόσο καιρό, εντάξει τι να πρωτοκάνω ξεχνιάμαι Λοιπόν έχω ένα δεύτερο καλεσμένο αλλά για να πιω ένα νερό να πάρω μια ανάσα Να κάνω και μια αναδιάταξη στον εγκεφαλό μου γιατί έχει πάει το αριστερό ημισφαίριο δεξιά το δεξίο αριστερά και όλα μαζί έχουν πάει πίσω Μπάθω και τίποτα αγρία γυναίκα Θα βάλω ένα τραγουδάκι Θα αλλάξουμε λίγο χρώμα Πάμε πάλι και στο blues Για να έχω μια κουβέντα εδώ με το φίλο μου Το οποίο σκοπί κάλεσα σκάλεσα εδώ Για θέλω να με βοηθήσει και σε κάποια πράγματα Που θέλω να κάνω εγώ ε... Τον κύριο Αλέξανδρο Μεταξάτο Σε δύο τελευταία θα ξεκινήσουμε Τη δεύτερη φάση της εκπομπής σε Σιμπον Βάσκαι έρθουμε στα ίσα μας Γιατί ο Ελευθέριος Αν δεν ήξερα πως σκέπτη θα μου το είχε κάψει Εδώ και χρόνια Σε Because it's oh so good Every word, every sign Every kiss, dear Leads to only one thought And it's this, dear It's so good Nothing else can replace Just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, say, Wee wee! <laughs> Bon, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εδώ αλμπέντο 14. άγνωστοι επισκέπτε, είχαμε το ελευθερίο τον Αργυρόπουλο και κατά τη δική σα προτίμηση, όταν γιατί και αυτό τρέχει, μπορώ, εάν δεν είναι στην Αθήνα, να τον βγάζουμε τηλεφωνικά. Και εφόσον κατεβαίνει στην Αθήνα, μια φορά το μήνα, δύο, όποτε εμβολήμω μπορεί να μπαίνει μέσα ή να κάνω έκτακτη εκπομπή που έχω χρόνο τώρα, την τρίτη π.χ. τα απογεύματα που έχω χρόνο πριν το. Μπαντελή το ε, Την Παρασκευή είχε Σάββατο εκτάκτο. Θα το βρούμε όταν ο καθένα εδώ είναι μέσα στην ομάδα. Ε, όλα γίνονται. Λοιπόν, έχω το φίλο μου εδώ τον Αλεξάνδρο να σα παρουσιάσω. Και επειδή εμεί είμαι τη σχολή τη Αγορεύη Βούλετ, πρέπει να ακούμε τα πάντα. Εγώ προσωπικά, αλλιώ δεν θα χαμάσω τίποτα. Δεν είμαι δογματικό. Και επειδή ετοιμάζω κινήσει να προβάλλω α όλη την Ελλάδα και από ελληνάρες του εξωτερικού προϊόντα και όχι μόνο και καταστάσεις και δικές τους δημιουργίες έχω ετοιμάσει ένα μπάνερ που λέει πρόμο πάμε σε ένα άλλο κομμάτι τώρα αλλά δείτε ότι θα το συνδέσουμε με αυτά που έλεγε ο Ελευθέριος πριν γιατί όλα είναι Ελλάδα αλλά εμείς γεωμένοι θέλουμε να κάνουμε και εν πράγματα οι και κινήσεις να προβάλλουμε ελληνάρες από την Ελλάδα γιατί μας λένε δεν παράγουμε τίποτα είμαστε οι του πλανήτου και μας δανείζουμε και τρώμε και συντάξει κλπ. Εκτό από τη συντάξη υπάρχουν και άτομα που παράγουν έργο για να πληρονούνται και οι συντάξεις. Και ένας από αυτούς είναι ο, ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι και νέο παιδί, είναι μια γενιά πίσω από μας να δούμε τι... Θα, θα βάλεις πλάτη παντούς να το ξέρει έχω δεσμεύσει από προχτές που καφέ. Σίγουρα. Εντάξει. Σίγουρα. Λοιπόν, Αλέξαντο μεταξύ του, ο μπαμπά του ήταν εδώ πρόσφατα, πάει λίγο καιρό, ναι. Ασχολείται με τα mind control, έχει τι εκδόσει. Ε, όπου κάνω λάθο, πε Μπελ. Άρλεκιν, Αλκιόν. κλπ. Και, λοιπόν. και είχαν, είχατε βγάλει στο παρελθόν και τι μεγάλε εκδόσει με εγκυκλοπαίδειε. Δομή, Κουστό. Μπράβο. Και πολλέ τέτοιε εγκυκλοπαίδειε. Τι οποίε και έχω εγώ πριν καν γνωριστώ με τον πατέρα σου. Λοιπόν, τι κάνει, πώ περνά με τι εξασχοληθεί, για να πάμε σε αυτό που με ενδιαφέρει εμένα και να το συνδέσουμε και με την τρεχουσα πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα, Αλεξάνδρε. Πολύ ωραία. Πάμε. Να πω ότι εγώ πέρασα κεφαλόνι τη είμαι. Ωραία, βγαίνει από το όνομα. Βγαίνει από το όνομα. Εγώ, αυτό, ρε, ούτως ναι. ή άλλως. Πέρασα στο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Βέβαια, δεν τελείωσα. Στου έξι μήνε αντιλήφθηκα ότι δεν είναι εκεί για μένα. Το μέλλον. Ξεκίνησα με το επιχειρήν, ξεκίνησα με δικέ μου και ιδέες αλλά και οργανώσει στο μάρκετινγκ και σε να, πωλήσει, ναι. συμβουλευτικά με χιλιάδε πολιτέ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γιατί ξέρω και... ότι μπορούσε και... να στηθεί πίσω από την πλάτη του πατέρα σου και δεν το έκανε. Εύκολα. Όχι, δεν διάλεξε αυτόν τον δρόμο. Δεν το έκανε. Έχει σημασία αυτό δεν που έτω, το λέω δεν, εγώ. Δεν το έκανα. Έτσι είχε στρωμένο έδαφο και δεν το ακολούθησε. Δεν το έκανα. Αν ένα δίκτυο με πολιτέ περίπου στις 12 με 15 χιλιάδες πολιτές 26 διαφορετικές χώρες, οπότε εκεί εξασκήθηκα πολύ στο μάρκετινγκ, στις πωλήσεις, ναι. στην πραγματική αν θέλουμε οικονομία και αγορά που είναι στο δρόμο, δεν μαθαίνετε πάντα μέσα από ένα βιβλίο. Ούτε από ένα πανεπιστήμιο. Ούτε από ένα πανεπιστήμιο. Γιατί και εγώ όταν ήμουν στην Αυτιλία κάτι από το Λονδίνο, είχαν σπουδάσει σίπινγκ κλπ. Και, και δεν ξέρω αν στο πεζοδρόμιο. Έχανε τα απόλυτα σε κάτωψη μόνο σε χαρτί ξέρεις Και εκεί δυστυχώ χάνεται η δημιουργικότητα στο ναι. Πανεπιστήμιο ή στην παιδεία όπω είναι Α, σήμερα. Ναι, εκεί ναι, ναι, ναι. είναι μια παιδεία για να χαθεί η δημιουργικότητα του ατόμου, να χαθεί η δημιουργική σκέψη ναι. και αυτό το οποίο πάει την οικονομία μπροστά. Ναι. Βλέπουμε ότι εκπαιδεύονται απλά άτομα που στην περισσότερε περιπτώσει είναι για να πάρουν μια θέση παλίου ή να βολετούν κάπου όπω πέρα. εγώ είπες. τα λέω μην πούμε τα ίδια να. Εσύ τουλάχιστον είσαι πιο... Δηλαδή είσαι ένα νέο παιδί που τρέχει και δεν κάθε στα αυγά του, όπως λέμε. Ενώ θα μπορούσε να το κάνει λόγω τη διαδρομή που είχε ο σου από πίσω στα χρόνια της επαγγελματικής του στα Όπω άκουσα και πριν στην εκπομπή, όποιος... Να, να, να πω ότι ήταν πως... εδώ μισή ώρα τουλάχιστον και άκουγε δεν. το Λευθέρι. Όπω είπαμε, τα πάντα κινούνται. Και όλα πρέπει να κινούνται και ειδικά ο ελληνισμό και ο Έλληνα πρέπει να είναι σε μια διαρκή κίνηση. Α, Όταν λέμε, ο Ελληνισμό yeah. και ο Έλληνα, ο άνθρωπος, ο Έλληνα, σταματάει είναι η στιγμή που πεθαίνει. Οπότε πρέπει πάντα να είμαστε σε μια διαρκή πορεία, <σκοίλει> κίνηση, ανέλυξη, αλλιώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουμε, <σκοίλει> <σκοίλει> σταματάμε. Με γι' αυτό και την πατήσαμε, ρε παιδί μου. Μας ρίξαν το τυράκι οι αράχτες, και θα σταΐζουμε εμείς, στους περισσότερους δεν είμαστε και δημιουργήθηκε στον εγκέφαλο μία ε, σκέψη «Α, εντάξει, ωραία, Αβολευτώ. και μετά τέλμα. Μα τα είδαμε τις επιπτώσεις της αδράνειας αυτής γιατί μιλάμε για μία αδράνεια, για ένα βόλεμα μία αδράνεια η οποία είναι μία τεράστια νόσος α, και την βιώνουμε, τη βλέπουμε σήμερα βλέπουμε τις επιπτώσεις, τι επιδράσεις που έχει στην κοινωνία βλέπουμε μία κοινωνία σήμερα που... Έχει εξευθυλιστεί ο Έλληνα και στη διεθνή σκηνή. Αλλά και, και, και δεν μέσα αντιδράσουμε, ρε φίλε. Και δεν αντιδράσουμε. Ένα μάρα που τα λε, σε νέο παιδί. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε: βρήσε μα, και όλα να τα ακούσουμε. Κατάλαβα να πω. Δηλαδή, είσαι μέσα στην αγορά και μα βρίσκουν. Έχουμε γίνει το χαμετυπείο του πλανήτη. Και κάθομαι και κοιτάμε αν θα μα δώσει κανένα πενιντάρι η εκάστοτε κυβέρνηση τώρα. Τι είναι αυτά να πω. Και πουλάμε την ίδια την πολιτική μα ζωή, τον ψήφο μα. Ή όπω ναι. είπε για 50 ευρώ, για μία θεσούλα. Είμαι και... σίγουρος ότι αν δώσει τώρα σε ταξιούχος κυρίω που είναι πιο ευάλωτοι, από 50 ευρώ, θα πάρει 1,5 εκατομμύριο ψήφου. Θα πει: Να, η ανάπτυξη ήρθε Ενώ δηλαδή... του έχει κόψει πρώτα 500 και 1.000. Ναι, δηλαδή, τι, τι, τι, τι γίνεται, ρε παιδί μου, Για δώ μου Είσαι στο marketing μέσα. Θα, θέλω να με βοηθήσει και το ξέρει. Αλλά εδώ να το πούμε λίγο πιο ανοιχτά. Πώ το βλέπει το έργο εσύ ένα νέο παιδί. Α δούμε λίγο την πορεία γιατί όταν. Ε, είναι σαν το πείραμα με το βάτραχο που βράζει. Ναι. Αν πέταξε ένα βάτραχο σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει, ναι. ο βάτραχος θα φύγει. Ναι. Δεν θα μείνει, ναι. δεν θα πεθάνει. Ναι. Αν τον βάλει σε χλιαρό νερό και σιγά σιγά νεβάζεις τη θερμοκρασία. το αντέχει, το συνηθίζει. Το συνηθίζει. Ναι. Πάει λίγο πιο πάνω, συνηθίζει και αυτό. Πάει λίγο πιο πάνω, συνηθίζει και αυτό μέχρι που θα πεθάνει. Και γιατί, συμβαίνει, γιατί το λέω αυτό, γιατί το ίδιο συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε λίγο με το πρώτο μνημόνιο, ήρθε και το δεύτερο, ανεβάζαμε λίγο, όλο και έσφυγε. Ε, η πορεία, η πολιτική του καθεστώντος απέναντι στον Έλληνα. Ναι, εσύ πόσο γνώρισαι τώρα. Εγώ είμαι 27 τώρα. Άρα είσαι 19 χρόνων στο μνημόνιο. Είμαι από 19 τόν στο μνημόνιο βέβαια. Ωραία. Άρα για μας, δώσε μας μάλλον... Τα 8 χρόνια του μνημονίου τι σου έχουν βάλει με στον εγκέφαλο Εσένα είσαι νέο παιδί Πρέπει να έχεις φάει τη τσίχλα Σίγουρα, μένα όλη μου Η επαγγελματική αν θέλουμε Ζωή Αν πούμε ότι ξεκινάει από τα 18 και έπιξα Ναι, έπειτα, από έφηβος ανδρώνεσαι μέσα στο μνημόνιο εσύ τώρα Και είμαι μέσα στη τη συνολική σου ναι. Μέσα σε μία Μπορεί να ακουστεί α, Και βαρύ Αλλά βιώνω Και αυτό που έχω βιώσει είναι έναν Ρατσισμό απέναντι στον Έλληνα μέσα στην ίδια του την πατρίδα Αυτό είναι το γεγονός Αλλά είναι... εσύ που σε ένας πιτσιρικάς και μεγαλώνεις Μεγαλώνεις μνημονιακά Και τι έχεις πράξεις; Μεγαλώνω μνημονιακά ναι, Μεγαλώνω απολύτως. βλέποντας τους φίλους μου που μεγαλώσαμε μαζί Είτε να είναι άνεργοι Είτε να φεύγουν στο εξωτερικό ναι. Έχω πάρα πολλούς φίλους Οι οποίοι μένουν στο εξωτερικό ναι. Α, Πολύ καλά μυαλά όπως άκουγα και πριν από όλο τον κόσμο που μας ακούνε σήμερα και πως οι Έλληνες φύγανε μετανάστες λόγω ε, της κρίσης. δεν τα... το κατεστημένο που μπορούσε να το κρύβει και όλα αλλά είναι 500-600 άρα αν κλέβουνε και λίγο πάμε σε 700-800.000 νέους. 700-800.000 νέους. Αν κλέβουνε και λίγο βέβαια. που θα κλέβουν δεν μπορεί. Νέους. Άρα όλοι ο παραγωγικό ιστός μια πατρίδα η οποία έχει φύγει. Ναι. Και δημιουργεί και παράγει κάπου αλλού. Mm. Και εκεί που παράγει. και δεν είναι ο παραγωγικό ιστό του 60, του 70, εργάτε, είναι μορφωμένα παιδιά και παράγουν σε άλλη κλίμακα. και παράγουν σε τεράστιε άλλε κλίμακε, βέβαια. Έτσι. Μα μιλάμε ότι οι περισσότεροι είναι στελέχοι, μεγαλοστελέχοι σε επιχειρήσει, είναι ακαδημαϊκοί. Είναι... Εγώ άκουσα γιατρού που ήταν εδώ του Χιλιάρικου και είναι σε κάποια νοσοκομεία στη Γερμανία ή σε κάποια άλλα στην Ευρώπη και ο, ο, ο, ο, ο μισθός που ξεκινάνε είναι 7-8 χιλιάρικα 8 -8 δεν λες, αυτός θα πει τώρα κάτσε δεν έχω οικογένεια γιατί να γυρίσω πίσω άρα που είναι το θέμα εγώ θέλω το ακούσω και όλοι οι φίλοι εδώ γιατί ρωτάνε και διάφορα άλλα τα οποία δεν τα έχω υπόψη μου θα σε ρωτήσω μετά ε, από μια αλυγεία σαν τη δική σου πως το εισπράτης και ε, εδώ διαμένουν έτσι και επιχειρείς εδώ δεν την έκανες για, για επιλογή έξω επιλογή είναι εδώ αυτό έχει σημασία. Κατ' εδώ, α, φυσικά μπορούσα να είμαι και στο εξωτερικό ή να πάω σε κάποια χώρα του εξωτερικού να εργαστώ. Επέλεξα να μείνω στην Ελλάδα, επέλεξα να μείνω στην πατρίδα μου mm -hmm. και να αγωνιστώ από όποιο μετερίζει μπορώ για μπορεί, ναι. την Ελλάδα, για τον Έλληνα, για αυτό που πρεσβεύει ο Ελληνισμός. Mm -hmm. Γιατί αυτό που εισέπρατα και εσπράττω ακόμα και εσπράττουν όλοι οι νέοι είναι να τους έχει στερήσει η κοινωνία, η πολιτεία, το καθεστώς αυτό το μέλλον να τους έχει στερήσει κάθε δίωδο ανάπτυξης κάθε δίωδο για να μπορέσουν να δημιουργήσουν να χτίσουν κάτι και ο μόνος τρόπος για να το κάνουν αυτό να είναι μέσα από χιλιάδες εμπόδια τα το οποία τους τα βάζει το ίδιο το κράτος Ναι, μα το κράτος τα βάζει αγόρουμε και πιο παλιά είμαι μεγάλο κόπελα για ναι. να πηγαίνει να το γλύφει και να λέει Αλέξανδρε, κόστα Μανώλη, Γιώργο ε... Πήγαινε πια στο βουλευτή να πούμε να συμβολέψει για να βγαίνει και αυτό να παίρνει τη δεκάρα του και να λέει: Α πούμε, όπω πήγε ο βαρεμένο τώρα στην Αυστραλία, τι παπαριέ του. Αυτό είναι το κράτο. Το οποίο, κάτι να μου έχει καταρρεύσει εδώ και χρόνια. Πολλοί δεν το είχαν αντιληφθεί. Έχουν αρχίσει και το αντιλαμβάνονται πάντω. Και αυτό είναι ευχάριστο. Δεν έχει σημασία πότε το αντιλήφθηκα. Σημασία έχει πω το Ισπράτ είναι ολαία. Εσύ όμω είχε τη δυνατότητα την κάνει έξω και με. Την πλάτη του πατέρα σου, το λέω με την ευρία εννοία του όρου. Αλλά έμενε εδώ, σε έκανε πατριώτη με εθνική συνείδηση, Στον Απολνίκη, εκεί, όπω και εγώ κοιτάω να κάνω τα παιδιά μου ή κάποιε που μπορώ να επηρεάσω. Από εκεί και πέρα όμω, πώ λειτουργεί το έργο είναι αυτό το να μα πει. Στι δικέ σα ηλικίε. Στι δικέ μα ηλικίε, όπω είπα πριν, γιατί αν μπορώ να ε, μιλήσω. Σώσα, θα, θα μιλήσω, με, ε, βέβαια, θα μιλήσω για τον κύκλο μου. Για τον κύκλο. Σου. Στον κύκλο μου, έχω ένα μεγάλο ποσοστό από φίλου που μεγαλώσαμε μαζί, όπω είπα πριν, να είναι στο εξωτερικό. Έχω ένα άλλο πολύ μεγάλο ποσοστό που να έχουν πτυχίο μεταπτυχιακό και να είναι σερβιτόροι α, σε καφετέριες χωρί να μπορούν να εξασκήσουν και αυτό το πλήγμα. Εγώ ξέρω παιδιά φίλων μου που κάνουν delivery με πτυχία. Με, δηλαδή, τι τώρα, να τρία πτυχία. Και, και να είσαι εντελήμπερι ή σερβιτόροι. Δεν πτυχία. Και γιατί έφαγε τα χρόνια. Θα δούλευα και πέντε χρόνια περισσότερα, αλλά είχα βγάλει και πέντε χρόνια μισθού. Λέει μια φίλη μου εδώ η Κρή, Καλά έκανε που έμεινε στην Ελλάδα, αφού μπορεί αρκεί να μείνει εμπλεγμένο σε κόμματα. Λέει εδώ η φίλη μου. Και θα συμφωνήσω όσον αφορά τα κόμματα. Γιατί τι γίνεται. Ό,τι βλέπω, θα στα στην πορεία γιατί θέλω να διακόψω τη σκέψου. σου. Μου γράφουν διάφορα. Δεν το γνωρίζω. Δεν είμαι ανακριτή εγώ. Αλλά θα πάμε σε πολιτικό. Τέτοια θέματα αργότερα. Ού θέλω να πεις αυτά που είσαι στο μυαλό σου για αυτά που σου είπα για τα θέματα της πρωτογενής παραγωγής στην πατρίδα μας που εγώ τη στηρίζω με νύχια και με δοντία. Και τώρα το ξεκινάω δυνατά. Λέγε. Και πάνω σε αυτό το οποίο είναι μια πραγματικά πολύ ωραία ιδέα όπως την ε, συζητήσαμε και προχθές στον καφέ ναι. για την πρωτογενή αγορά είναι ένας, και ένας τομέος ο οποίο έχει πληγεί δεν θα πω ανεπανόρθωτα γιατί όλα διορθώνονται αλλά έχει πληγεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια των μνημονίων όπου εισάγουμε, αν είναι δυνατόν, στέλνουμε το λάδι μας στην Ιταλία να συσκευαστεί στην Ιταλία για να το εισάγουμε πάλι πίσω ω Ιταλικό. Και δεν είναι ένα παράδειγμα αυτό. Έχουμε χιλιάδες παραδείγματα από προϊόντα ελληνικά, από Έλληνες παραγωγούς, από, από οποιοδήποτε κλάδο που, να μην πάμε το είναι αγροτική ανάπτυξη. Μικρο... Σαπίζουμε... Μιλάμε για μικρομεσαίου, δεν μιλάμε για μεγάλε επιχειρήσει. Δεν μιλάω για μεγάλε επιχειρήσεις. Γιατί έχω ασχοληθεί μιλάω για τα εκθέσεις, με τα μπασάρια τη εκθέσει, με αυτού και τα. Μιλάω για μικρομεσαίου επιχειρηματίε, παραγωγού, ναι. να βλέπουμε να σαπίζουν τα, δι... τα δικά μα τα προϊόντα, βιολογικά προϊόντα, για να εισάγουμε το οτιδήποτε από το εξωτερικό, να το εισάγουμε από Βουλγαρία μέχρι κεφλούδε πεπονιού τόνου εισάγουμε. Μα δεν του δίνανε επιδοτήσει να τα θάβουνε. Μα επιδοτήσει να Επιδο... Τώρα στην επιδότηση δράσει. λέει, δηλαδή έχω καραφιάσει, να ξυλώνουν με αμπέλια και ελιές δηλαδή πρέπει να τρελαίνεται να που ξέρει Δεν και είναι μόνο αυτό αλλά, είναι αυτά. Α, έχει ψηφιστεί από το Σεπτέμβριο και όλα συγκεκριμένο ΦΕΚ το οποίο μιλάει και θα μπει σε λειτουργία ότι οι ελαιοπαραγωγοί θα μπορούν να, να φτιάξουν το λάδι τους... Ναι. Μόνο σε ένα με δύο ελαιοτριβεία στην Ελλάδα εγκεκριμένα από το κράτος. Ναι. Άρα όλα τα μικρά ελαιοτριβεία που υπάρχουν κατά τόπους. κατά τόπους, που είναι και εκεί που παράγεται και έχουμε το λάδι μας όπως θέλουμε, πρέπει να κλείσουνε βάσει νόμου. Αυτό γιατί γίνεται εσύ που... Πώς θα μπορέσουμε να κοντρολάρουμε ένα προϊόν το οποίο είναι ανώτερο αν θέλεις από οποιαδήποτε άλλο κράτος πώς θα μπορέσουμε να κοντρολάρουμε την παραγωγή, τη διαχείριση, τη διάθεση, που πηγαίνει α, την τιμή του, τιμή πώλησης, ναι. εξαγωγή. Μα άμα... 3 34 ευρώ και στη Γαλλία ξέρω εγώ τα 750 μιλιμέτρο mm έχουν 35 ευρώ. Και άμα πάμε και Ασία α, σε... αν πάμε Τουμπάι ή σε κάποια α, καταστήματα στο Τουμπάι ναι. θα βρούμε ελληνικό λάδι 250 ml να είναι στα 45-50 ευρώ και να πουλείται και ως φάρμακο Ναι, μα είναι Μα Σουσία. είναι φάρμακο Λοιπόν, για να ολοκληρώσω τη σκέψη Συγγνώμη εδώ, Λοιπόν, ότι μια κίνηση όπως αυτή που έχεις την ιδέα να εφαρμόσεις ως προς την πρωτογενή αλλά και στα ελληνικά προϊόντα είναι κάτι το οποίο το έχει ανάγκη. Το έχει <laughs> ανάγκη ο Έλληνα, το έχουν ανάγκη και οι Έλληνε του εξωτερικού, πολύ. Ρε, Α... Όλοι το έχουμε ανάγκη. Φυσικά το έχουμε ανάγκη. Αυτοί λένε θα έρθει ανάπτυξη με δανεικά. Τώρα σκούζουν γιατί δεν έχουν πάρει, λέει το ένα δι. Ωραία, και το πήραν, σωθήκαμε. Θα μα λείπουν άλλα 349. Έτσι είναι. Ναι, άρα εσύ, επειδή σπουδα και το marketing, τι, τι βλέπει. Επειδή είσαι στο επιχειρηματικό κομμάτι, πώς το λειτουργεί στο πράγμα, ρε παιδί μου. Πάντα υπάρχει χώρος για ανάπτυξη, α, για κάποιον ο οποίος έχει δημιουργική σκέψη, θέλει να εργαστεί, θέλει να τρέξει. Ναι. Βέβαια, οι ιδέες και η όρεξη, όταν έχεις ένα κράτος να σου βάζει εμπόδια και να σε κλείνει με την, κάθε, με την πρώτη στιγμή που μπορεί, έχεις ένα διπλό αγώνα να προσπεράσει. Υπερφορολόγηση... και αυτό είναι κάτι το οποίο το μου το ή και Καθημερινά στην Ελλάδα έχεις μια υπερφορολόγηση όπως πολύ σωστά είπες Της τάξης του να φτάνει και έχουμε δει και παραδείγματα του 100% του 90% Ναι να δώσω λέει τον επόμενο, τον επόμενο χρόνο να δώσω προκαταβολή Προκαταβολή το ΦΠΑ ε... ε... και την εφορία ε, Αφού δεν δει. ξέρω αν θα ζω ρε, φίλε. Και δεν ξέρω, φέτο έβγαλα, που έβγαλα 350, ένα χιλιάρικο του. Χωρί να το 350. Πώ θα σου έσωσε ένα χιλιάρικο προκαταβολή. Θα έχει επιστροφή σε τρία χρόνια. Θα έχω επιστροφή. Άμα την πάρουμε. Από το, δημόσιο και και το ελληνικό Και επιστροφή δεν, δεν νομίζω. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ υπάρχει όρεξη για δημιουργία, ενώ υπάρχει νόηση και υπάρχουν τεράστιε ιδέε που θα μπορούσαν να επιδοτηθούν ακόμα από την κυβέρνηση, από μια πραγματική ελληνική κυβέρνηση, από ένα πραγματικό σύστημα, γιατί αυτό είναι το σύστημα, είναι από το σύστημα που είναι ότι είμαστε όλοι εμείς μαζί και όχι το καθεστώς που ζούμε που είναι απέναντι σε εμάς. Θα υπήρχε η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη έρχεται από τα ίδια τα μέλη της κοινωνίας που είμαστε εμείς. όλοι εμείς. Σωστό. Βλέπουμε τώρα όμως... Και από ιδέες που ανάγκη είναι πράξη. Από ιδέε που γεννιούνται συνέχεια, γιατί αυτό κάνει ο άνθρωπος. Γεννάει ιδέε, δημιουργεί. Έτσι. Γι' αυτό είναι και το, το δημιούργημα που δημιουργεί, Έτσι. που παράγει, Έτσι. δίνει. Εδώ λοιπόν, όσο το κράτος είναι απέναντι και αντίθετα στον ναι. ίδιο τον πολίτη, ναι. απλά θα βάζει εμπόδια στην ίδια τη δημιουργική του φύση, στις ιδέε που θα δημιουργεί, όσο και το marketing να σου δίνει ευκολίες... Για να πας παγκόσμια, για να πιάσεις ένα κοινό το οποίο δεν θα μπορούσες να το πιάσεις πριν από 30-40 χρόνια Έρχεται το κράτος και σου βάζει το στόπ και έχεις ένα διπλάσιο βουνό να ανέβεις, μη σου πω και τριπλάσιο Επειδή εγώ έχω πάει και στο εξωτερικό σε πολλά μέρη και έχω ζήσει και έξω και λοιπά κάποια περίοδο Και είμαι στην αγορά και στην αυτιλία και από εδώ και από εκεί Έχω διαπιστώσει και σε άλλα θέματα, αλλά δεν είναι τώρα τη παρούση, δηλαδή αυτά τα φιλοσοφικό που τα κρύβουνε γαμπρόκλου και θαύπουνε την ελληνική γλώσσα κλπ. και αυτά που έλεγε ο Ελευθέρη προηγουμένω και όλοι, όλα αυτά τα χρόνια. Ε, έχω διαπιστώσει ότι το κράτο βοηθάει τον επιχειρημάτη, άμα έχει μια σωστή πρόταση να κάνει. Τον στηρίζει να πάει μπροστά, γιατί ξέρει ότι θα τον έχει πελάτη 30-40 χρόνια, του παίρνει εφορία, θα πάρει υπαλλήλου, άρα θα έχει χαμηλή ενέργεια. Όλο αυτό το κύκλο να μην λέμε Εδώ γιατί δεν το κάνουν Η λύθη δεν είναι Στοχευμένη μπορεί να είναι Η λύθη και... δεν είναι Άρα έξυπνος λαός εντός εισαγωγικών Είμαστε η τελευταία έχει αποδειχθεί Ότι μάλλον κάτι άλλο κάνουμε Με το χέρι Πώς, πώς θα ξεπεραστεί αυτό το κολπό Η λύθη δεν είναι Η λύθη δεν είναι Γι' αυτό και για μένα δεν είναι καν προδότε. Τι είναι Προδότης είναι κάποιος που είναι μαζί σου και σε προδίδει, κάποιος που είναι εντεταλμένο από ένα διαφορετικό σύστημα. σύστημα και συμφέρον από σένα, από την αρχή ήταν εκεί. Ναι. Οπότε για μένα είναι ακριβώς αυτό, είναι εντεταλμένα άτομα που εξυπηρετούν ξένα και εκτός του έθνους, των ενίων συμφέροντα. Γι' αυτό βλέπουμε και. και τι μια... κερδίζουν εσύ, Αλέξανδρο. Βλέπουμε μία πορεία. Δηλαδή, τεράστια. το να με βρίζει κάποιο, είμαι υπουργό, πρωθυπουργό, με, με βρίζουν 10 εκατομμύρια Έλληνε, γιατί τελικά το 80% του βρίζει. Αυτοί τι κερδίζουν Α τα φράγκα τώρα, ότι είναι πληρωμή. Δηλαδή, τι κερδίζω, ρε παιδί μου, όταν εσύ με βρίζεις μέρα νύχτα, τι κερδίζω. Καταρχή... Είναι πολύ απλό αυτό το σαν νόημα, Τι κερδίζω εγώ, να σε βρίζω μέρα νύχτα εσένα. Πριν πάμε στο τι κερδίζει, να δούμε μία άλλη α, πτυχή, ακριβώς αυτό που είπες, ότι 80% των Ελλήνων τους βρίζουν. Ναι. Και πάλι όμως είναι στην καρέκλα. Πώς γίνεται αυτό, πολιτικό κόστος δεν υπάρχει σε αυτή την πατρίδα. Έλα, Όταν δύο. έρχεται το 15% ο Τσίπρας και ένα 62% που είναι το νούμερο που είπανε. Ναι. Ας πάμε σε αυτό που είπανε. Ναι. Όχι στο πραγματικό, γιατί το πραγματικό μπορεί να είναι πολύ περισσότερο. Ναι. Και λέει όχι. Και το όχι γίνεται ναι, και μετά από τρει μήνε γίνονται εκλογέ και ξαναβγαίνει. Βλέπουμε ότι πολιτικό κόστο στην Ελλάδα, πραγματικό, δεν υπάρχει. Δεν έχει πάθει κανεί τίποτα. Εκτό δύο-τριών περιστατικών που γι' αυτά ήταν σκοτειμωστοί με ένα, α πούμε. Δεν έχει πάθει κανένας τίποτα. Ναι. Πολιτικό κόστο δεν υπάρχει. Και ναι. πώ να υπάρχει πολιτικό κόστο όταν υπάρχουν ιδιωτικέ εταιρείε που μετράνε τον ίδιο τον ψήφο του Έλληνα. Άρα πα να ψηφίσεις και υπάρχει ιδιωτική εταιρεία που θα καταμετρήσει τους ψήφους... Και από κάπου οποία, πληρώνεται, που είναι ιδιωτικοί. Βέβαια, από κάπου πληρώνεται, η οποία και όλας με ΦΕΚ δεν μπορεί να την ελέγξει το κράτος. Δηλαδή, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν μπορούσε να αναλάβει την καταμέτρηση των ψήφων και έπρεπε Μα να Αυτό παλιά. Αυτό έκανε παλιά. Αυτό έκανε παλιά, δεν γίνεται όμως όλα τα τελευταία χρόνια. Παλιά το Υπουργείο Εστερικών μετά τις δεκατοβράδυ ανακοίνωνε σιγά σιγά όπως ερχόντουσαν με τη ροή τα αποτελέσματα. Και τώρα διάβασα και το ξέρει και αυτό να το απαντήσει αν πάμε σε άλλο θέμα μετά αφού κάνω κανένα διάλειμμα. Ε, διαβάζουμε τώρα άπαντες ότι θα περάσουν νόμο, ο καταχραστής δημοσίου δεν διώκεται, υπάρχει βουλευτική ασυλία, άρα τα παίρνουμε από τα δημόσια τα νομοθετούμε όπως γουστάρουμε και δεν μας ακουμπάει είναι κράτους αυτό τώρα και όχι μόνο αυτό αλλά στο νέο ποινικό κώδικα όπου τώρα ψηφίζεται ναι. ε, σκοπίμος και εντέχως έχει αφαιρεθεί ένα συγκεκριμένο άρθρο το άρθρο 151 Όπου. και όποιος θέλει και από τους ακροατές αν γράψει άρθρο 151 του ποινικού κώδικα θα δει ότι είναι η ευθύνη των κυβερνώντων σε διαπραγματεύσει διεθνεί που έπληξαν με το εθνικό συμφέρον. Ναι. Το εθνικό συμφέρον. Το, το παρακάμπτει και αυτό. Μα πώ γίνεται να το αφήσουν και να διωχθούν αύριο για τη συμφωνία των Πρεσπών για χίλιε εξελίξει. Άρα δεν συμφωνίες. υπάρχει ούτε η λέξη προδοσία μέσα και μειοδοσία. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ωραία, και τι που, που, που είμαστε ένα λαό συγκεκριμένο. λαος θα κάναμε λοιπόν, πού που θα ζούμε. Τώρα, αλλά σκεφτούμε ότι σε, μια, σε ένα κράτος, σε ένα κατεστημένο που γίνονται χίλιοι πληστηριασμοί κάθε μέρα, που κλείνουν... Και γίνανε ηλεκτρονικοί Εκα... για να πέφτει ξύλο. Βέβαια. Γίνονται ηλεκτρονικοί, να μην μπορεί να το προλάβεις, μειώνουν τα όρια συνεχώς. Βλέπουμε τα δικαστήρια, τη δικιά σου τη δικαιοσύνη, να βγάζει αποφάσεις καθημερινά υπέρ των τραπεζών. Ενώ... Δεν υπάρχει δικαστή που να μην γνωρίζει ότι όλες οι ανακεφαλοποίησει που πήραν οι τράπεζες ναι. μέσα στο μνημόνιο, μέσα στα μνημόνια, ναι. Πάνω από 270 δισεκατομμύρια που το δημόσιο έδωσε στις τράπεζε. Δηλαδή εμεί. Δηλαδή εμείς. Δηλαδή εμείς. Ποιο είναι το δημόσιο, Εμεί ναι. είμαστε. Τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων. Πολύ 270 δισεκατομμύρια πήραν οι τράπεζε. Ναι. Οι τράπεζε δηλαδή πληρώθηκαν τρει και τέσσερι φορέ επάνω ναι. από το δάνειο που έχει ο κάθε Έλληνα. Έρχεται η τράπεζα να το ξαναζητήσει και να σου πάρει την ιδιοκτησία σου. Είναι και αυτό που έπλητε. Η Ελλάδα είχε ιδιοκτησία. Ναι. Η Ελλάδα είχε σπίτια. Μα ο δεν ήταν ο Έλληνας 75% ιδιοκτήτη σε σχέση μεταξύ ένα κράτη που δεν έχουν τόσο υψηλή ιδιοκτησία 75% ιδιοκτήτη στην Και Ελλάδα είναι αυξανόμενη. ένα τεράστιο πρόβλημα ναι. για ένα καθεστώ το οποίο θέλει να αξιοποιήσει την Ελλάδα χωρίς τους Έλληνες Μα όταν είσαι 75% ιδιοκτήτης δεν σου πιάνε τον κόλο εύκολα Αυτή η ιδιοκτησία υπάρχει σήμερα Όχι. Δεν υπάρχει Βλέπουμε μονοπόλια να βγαίνουν το ένα μετά το άλλο σε όλους τους τομείς, βλέπουμε επιχειρήσεις να κλείνουν που να μην είναι των δικό του συμφέροντων και όταν μιλάω για τα δικά του συμφέροντα που να μην είναι γεγραμμένες σε ένα κείς, που να μην είναι α, μέσα σε μια στοά α, τελά, τεράμε, να μην είναι μέσα στο σύστημα που προωθείται και να κλείνουν την επιχείρηση τη μικρομεσαία του Έλληνα αλλά και τη μεγάλη του Έλληνα η οποία είναι κόντρα στο συμφέρον τους. Είναι λοιπόν ένα κατεστημένο, είναι ένα κράτο το οποίο για κάποιο περίεργο τρόπο ναι. ήρθε απέναντι στο έθνο. Το κράτο είναι η δύναμη. Γι' αυτό ναι. και λέμε σε νίκησα κατά κράτος. Μπράβο. Είναι η δύναμη. Το κράτο είναι. Ο δύναμη... όπω λέει και ο Λευθέρη και βγάζει και τον αριθμό, να το θυμάμαι, το κράτο είναι κάστρο. Είναι κάστρο. Το κάστρο σε... δεν πέφτει. Πέφτει μόνο εκ των έσω ή με προδοσία. Και πάντα τα κάστρα τα ελληνικά πέφτανε με προδοσία. Πάντα η δύναμη πεφτανε με προδοσια παντα η δυναμη του Έλληνα και του Ελληνισμού έφευγε με προδοσία. Άρα βλέπουμε το κράτος που είναι η δύναμη του έθνους ξαφνικά να έρχεται να παλέψει το ίδιο το έθνος. Δεν και αυτό μου... δεν μπορεί να σταματήσει παρά μόνο αν ενωθεί το έθνος. Ωραία. Πολύ ωραία, Αυτό μου αρέσει. Μια ερώτηση την οποία απαντάς τώρα ή μετά το διάλειμμα. Εμείς που έχουμε μεγαλώσει και εννοώ και φίλου από το τσάτι, από το ακροατήριο ή... Στον κοινωνικό μου περίγυρο, εγώ που συζητάω πολύ και κάθε μέρα αυτά συζητάμε γιατί αυτό μα τρώει. Δεν είχαν πιάσει το κόλπο ακόμα. Πολλοί δεν το έχουν πιάσει μέχρι τώρα ή δεν θέλαν να το καταλάβουν γιατί αντιληφθήκαν ότι πιάστηκαν Κορόιδα με την ευρεία έννοια. Τι εννοώ, δάνεια και τέτοια. Εσύ που είσαι επιτσυρικά, πώ το πιάσε το έργο και εμεί δεν το πιάσαμε. Αυτή είναι η ερώτηση. Το εμεί, πα και αυτό μου μέσα. Για να μην νομίζει αν ότι είμαι το παιχνίδι. Δηλαδή, εσύ ένα νέο παιδί που μπορούσε να σαραχτό και βολευμένο. Γιατί ψάχτηκες και αντιλήφθηκες τι παίζει και εγώ, νοό, οι ηλικίες ειδικές μας, ε, δεν το πιάσαμε. Ή μα πιάσανε κότσους. Καταρχήν ήταν διαφορετικές... Που αυτό, είναι προσωπική ερώτηση. Προσωπικά, α, καταρχήν να μιλήσουμε ότι ήταν διαφορετικές χρονικές στιγμές. Εγώ, όπως είπα πριν, όλο μου... Α, τον βίο τον επαγγελματικό, τον έζησα σε μια κρίση, τον έζησα σε μια ανέχεια, σε, μια, σε ένα καθεστώς μνημονιακό. Ναι. Είναι πιο εύκολο να αντιληφθεί το πρόβλημα όταν παντού βλέπεις πρόβλημα γύρω σου. Είναι πιο εύκολο να αντιληφθεί. Μισό, κάνε μια αντιλία. πέστε μου αν έχετε πρόβλημα με τον ήχο. Από εδώ δεν έχω θέμα εγώ Όλα είναι οκ. Okay. Μισό λεπτό να τσεκάρω τον υπολογιστή... Ε, ένα δευτερόλεπτο τη σελίδα του σερβέρ, ένα λεπτό αγαπητοί φίλοι. Κάποιο breakdown έγινε, του πέταξε έξω. Αυτή τη στιγμή είναι εντάξει. Όμω πριν συνεχίσουμε, για να βάλω ένα διάλειμμα, μην χάσετε και κάτι, Εμένα με ενδιαφέρει η κουβέντα σήμερα και το αποφάσισα προχτέ. Και είπα τον Αλέξανδρο, πήναμε καφέ σε, ένα... σε μια παρέα. Και του λέω, δεν έρθει να μου πει μερικά πράγματα που θέλω έτσι και να ακούσουμε, γιατί όλα αυτά λέμε εδώ. Λοιπόν, πέστε μου αν είναι εντάξει, είναι εντάξει. Λοιπόν, συνέχισε. Όπως έλεγα, είναι πιο εύκολο να αντιληφθείς το πρόβλημα ή την παγίδα όταν παντού γύρω σου βλέπεις τις επιπτώσεις της Παγίδα και το πρόβλημα. Και είναι πολύ πιο, αν θέλουμε, δύσκολο να βρει και να δεις στο μέλλον την παγίδα όταν όλα είναι καλά. Γιατί, αν μιλήσουμε για μια τέτοια ηλικιακή διαφορά, εγώ ήμουνα στην κρίση στο μεγάλο μάμου και ο συνέλληνα μου μπορεί να ήταν στο τζοβόλαδο στα όλα. σε ναι. εποχές Πασόκ και εποχές όπου το βόλεμα μπασοκάρες, και τα δάνεια okay. ήταν παντού. Ωραία. Εκεί που όλα είναι καλά λοιπόν είναι δύσκολο να δεις την παγίδα που στείνεται στον έννολο. Αυτό ήτανε με καλύψες. Πάω ένα μουσικό διάλειμμα. Αυτό που είπε τώρα ο Αλέξανδρος που είναι πιτσίκας. γιατί εμείς έχουμε μεγαλώσει. είναι το εξή Όταν είσαι στην Ευμάρια και στο αραλίκη. Που να δεις τη φάκα, Βλέπεις μόνο το τυράκι. Ελάτε, πάρτε λεφτά, κυκλοφορούν λεφτά, αλλά δεν ρωτάει Ιάννης, από πού έρχονται τα λεφτά. I don't want I want the frame frapp sauce with the oz awesome and with your fire fire on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the framed frapp sauce with the oz and fey with your fire fire on the side. Now, fellas, really got to eat and a fella should eat right five will get you ten i'm gonna feed myself right tonight i don't want fish cakes and rye bread you heard what i said way to please serve mine pride I want the frém frém sauce with the awesome fare, with your bavoir on the side. I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes. Believe me, I'm never satisfied. I want the frém frém sauce with the awesome fare, with your bavoir on the side. Chops and bacon That won't awaken My appetite inside I want the frame of frame us with the awesome fame With your buffalo on the side Now a fella's really got to eat And a fella should eat Cakes and my bread, you heard what I said waiter, waiter, please serve my friend. I want the pretty of sauce with the awesome face with your buffer on the side Στα τη Βίλη. Αν το 14 τελεία ακόμα γνωστοί επισκέπτε και γιακη Σήμερα, ξημερώνει Συμμερώνει Μαρτίου. Έχουμε πει εμεί εδώ που έχουμε μια άλλη συνάντηση. Γαλλανόλευια όλα. Στου δρόμου βίνεται κάπου διάβασα σε κάποιε παρελάσει ε, δεν ε, τραγουδήθηκε το Μακεδονία εξακουστή κλπ. Αλλού έγιναν άλλα, ο πρόοδο ήταν στην Καλαμάτα και έδωσε τον τολίδια να τραγουδιστεί αυτό. Τώρα ξαφνικά γίνει παράνομη η εθνική συνείδηση, το καταλάβει αγαπητοί φίλοι. Ε, για να διαβάσω και το chat γιατί πηγα να κάνω πιπί μου. Ε, ο φίλος μου ο Κώστας από τη Ρόδο λέει «Το κράτος που είναι κάστρο νομίζουμε ότι δεν πέφτει αλλά στην ουσία είναι σκάρτο». Σωστό, το ξέχασα να το πω ο μου, σωστό. Και πέφτει σαν χαρτο. Έλληνες ο ένας ο φίλο ε, Η φίλη μου από τον Τίρναβο Λέει η Κώστα δεν πέφτει Διότι έχει γέρες ρίζες Η φίλη μας η Κρίς Λέει πολλά τα ψέματά τους Και μόνο το ότι εχώρισαν τη χώρα Με πλασματικά νούμερα στους Γερμανούς το έργο το βλέπουμε καθαρά Είναι στήμενα όλα ε, Δεν μπορούμε να κάνω την ερώτηση Δηλαδή αν δεν τα έπαιρνε κανεί Τα λεφτά υποθέτουμε τώρα Θα τα επέστρεφαν στη μεν μένα, μένα, αλλά δεν συμφωνήσαμε δε εννοεί ο κόσμος, εμείς δηλαδή και λοιπά να δω και τα υπόλοιπα μισολετό γιατί θέλω να σε εκμεταλλευτώ όσον αφορά την ηλικία δηλαδή γιατί εμείς οι μεγάλοι αυτοπαραμυθιαζόμαστε ή δεν έχουμε δεν θέλουμε να παραδεχθούμε ο βάσκονοι αυτό μέσα από σύπα ότι μας πιάσανε κορόιδα με την κομματοκρατία αλλά εσύ ένα νέο παιδί Είπες μια σωστή λέξη ότι μεγαλώνοντας μέσα στη, στο μνημόνιο λες και έκατε τι έγινε τώρα, Πώ είναι... Πώς ήρθαμε εδώ. Ναι. Δηλαδή ο πατέρας που ανήκει στη γενιά την πίσω και σε μεγάλωσε όπω σε μεγάλωσε. Τι σου λέγε όταν το ρωτά και του λέγεις τι μπήκαμε σαν μνημόνια, σε ποιον χρωστάμε. Επειδή είναι, υπήρξε επιχειρηματίας και επειδή ήταν η διαδρομή του καλή ήταν και επιτυχημένο επιχειρηματία. Και εσύ είχε κάπου να πατήσει. Ωραία, του ρωτά δηλαδή ρε Πατέρα, γιατί μα πιάσαν τον πισινό, τι σου έλεγε. <Κι> γιατί έφαγε στη μάπα αυτό και την προπάρουσα κατάσταση, την οποία την ξέρει, γιατί τον γνωρίζει, τα το έχουμε πει, τα λέμε κλπ. Σίγουρα υπήρχε μια αντίληψη για, το... για ποιο λόγο φτάσαμε ω εδώ, για το τι έκανε η κομματοκρατία, τι έγινε στην μεταπολίτευση, τι έγινε ακριβώ όλα αυτά τα χρόνια με Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Με τα βολέματα που πηγαίνανε Σωστό. Με τα δάνεια που φεύγανε ναι, ναι, ναι. Βέβαια το να δούμε την... Όλη την εικόνα Είναι κάτι το οποίο <σχεσύν> Θέλει Θέλει γκάτς θέλει, θέλει να μπορέσει να <σχεσύν> Να αντιμετωπίσεις την αλήθεια Θέλει να είσαι αδογμάτιστος Πρέπει να, να είσαι αδογμάτιστος ναι, ναι, δεν Πρέπει να φύγεις Στην Ελλάδα από δεν την είναι φόλου Αλέξανδρε Είναι βασιά χαραγμένο το δόγμα Και το δόγμα δεν είναι, είναι οτιδήποτε μία θεμελιώδης αρχή που δεν αποδεικνύεται. Εγώ μπορώ να πω τώρα επάνω εδώ γιατί δεν φεύγουμε από το θέμα στην ουσία. Το ελληνικό κράτο από τον Καποδίσσα και μετά δεν είναι κράτος διότι ο κολέτη, ας πούμε ε, έκλεισε φυλακή ή τον Νικηταρά ή τον Κολοκοτρώνη τον αφήσανε και ψώφισε σαν σκυλή. Αυτός που απελευθώσαν το κράτο, τα λιγούρια τα άλλα, οι φαναριώτε στήσαν ένα κράτο στα μέτρα του όπω και αυτή τώρα κομματικό, και αυτούς που κάνανε τη βρώμικη δουλειά δηλαδή τους πετάξανε στα σκουπίδια. Άρα για ποιο κράτο μιλάμε τώρα. Λέμε μιλάμε... τώρα δηλαδή σαν να λέμε τώρα στα Αμερική ότι θα πετάξουν στα σκουπίδια ιστορικά εννοώ. Το Τζορτζου Άσικτον δεν γίνεται. Καταρχήν επειδή είναι και η μέρα τέτοια που αύριο... Μου το έχουν πει πει στο παρελθόν Αλέξανδε, τα θυμάμαι εγώ με την κουβέντα. Και δεν αισθάνθηκα καλά στην Αμερική... Συζητάγα εγώ με διάφορου εκεί τέρη από τι Συρκάδε. Αυτή και μόνο καλά, Ρε Γιώργο. Τώρα, σκλήσατε, λέει, φυλάκι, α κλείσατε λίγο φυλακή, τον εθνικό σα ήρωα. Θα κλείναμε, λέει, εμεί φυλακή των Τζοτζ τον... ή, τον... ή κάποιον αντίστοιχο τέλο πάντων. Δηλαδή, θα σου πω, και... αυτό που έχει διαβάσει λίγο το παίρνει χαμπάρι το έργο. Άρα, για ποιο κράτο μιλάμε τώρα στην Ελλάδα, το οποίο πήγανε οι αφελεί καλοπροαίρετοι πολίτε να συναλλαχθούν και το τυράκι που λέγεται τράπεζα και φράγκα τα πήρανε, τη φάκα δεν την είδα και τώρα είναι όλοι παγιδευμένοι. Να το δούμε λίγο πιο πίσω, γιατί Παρακαλώ. αύριο έχουμε και την επέτειο τη 25 η και αυτό το οποίο πολλές φορές λέγοντας και στον κόσμο ότι πρέπει να απελευθερωθούμε, πρέπει να ελευθερωθεί ο Έλληνα. και πολλοί θεωρούμε ότι είμαστε ελεύθεροι δεν είμαστε ελεύθεροι, η δεν Ελλάδα είμαστε. δεν έχει ελευθερωθεί δεν ποτέ. είμαστε. Ελευθερώθηκε για λίγα χρόνια οποίο. Το έργο του και αυτό το οποίο, το όραμά του και με την πρώτη, αν θέλουμε, κρατική τράπεζα, την yeah. Ελληνική Χρηματιστική, που έφτιαξε με Εθνοσυνέλευση, με τον φίνικα να είναι το νόμισμα τότε, η οποία βέβαια με τη δολοφονία του και μετά έρχεται ένας όθωνας, έρχεται και βγαίνουνε και κάποιος που μπορεί να και θέλει να διαβάσει και το πρώτο σύνταγμα, το νομίζω δόγμα. από ιστορία είσαι καλός έτσι, το νομίζω. Ανα... Αρκετά, ή σε κάποια σημεία το αρκετά θα το δούμε κιόλας. Ναι, όχι σαν λεπτομέρεια, σαν αντίληψη ιστορική κατάλαβαση, λέγε. Πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία μας, πρέπει να γνωρίζουμε πώ ήρθαμε και πώς φτάσαμε εδώ που είμαστε για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη, να μην αφήσουμε πάλι σε κάποιον επικυρίαρχο να έρθει ω ελευθερωτής ή δίνοντας κάτι... Για να σε σκλαβώσει χειρότερα στο μέλλον Βλέπουμε λοιπόν έναν Όθωνα να έρχεται Και να βγαίνει ότι Ελέου Θεού Ότι το ανατολικό δόγμα της Χριστιανικής Εκκλησίας Γνωρίζοντας Τον Ιησού Χριστό Του δίνει το δικαίωμα των εδαφών Αλλά και να κάνει τους ανθρώπους υπηκόους του Βλέπουμε στην πορεία Ενώ καποδιστρία είχε Την ελληνική χρηματιστική ναι. Την πρώτη κρατική τράπεζα ναι κρατική τράπεζα, με νόμισμα το φινικα να έρχεται το 1841 και να ιδρύεται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ναι. κύριος μέτοχος ο Ροφτσιλτ, μέσα πράβο. στο καταστατικό της τράπεζας, α, το ελληνικό δημόσιο τότε να έχει ένα ελάχιστο ποσοστό των μετοχών, το οποίο το πήρε πίσω η Εθνική μετά από λίγα χρόνια. Ναι. Βλέπουμε μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία α, χειρίζεται όλη την οικονομία ενός κράτους, χειρίζεται όλη την νομισματική πολιτική ενός κράτους, κάτι το οποίο συμβαίνει και τώρα. Και για κάποιους που γνωρίζουν θα ξέρουν ότι και οι πτωχεύσεις της Ελλάδας, οι τρεις πτωχεύσεις της Ελλάδας που γίνανε ναι, ναι, ναι. από την εθνική και έπειτα, γιατί είχαμε και μία το 27 ναι. α, γίνανε από την εθνική. Η εθνική πτώχευσε την Ελλάδα τρεις φορές. Ναι, ναι, ναι. Ο φίλος μου, ο Κώστας Τηρόδο, λέει η Ελλάδα ήταν ελεύθερη μόνο από τότε που πήρε τα όπλα για την Επανάσταση μέχρι το θάνατο Καποδίστη, δηλαδή μια δεκαετία. Να πούμε χοντρικά από το 1820-21 μέχρι το 1931. 31-32 που πέθανε Μετά ήρθαν ο... οι... Οι, οι σωτήρες μας. Οι οποίοι κλείσανε όλους τους αγωνιστές στη φυλακή, Μπράβο. οι οποίοι σκοτώσανε ή τους κάνανε ληστές στα βουνά πάλι... Για να πεθάνουν από την πείνα οι άνεργοι. Οι ίδιοι οι που ελευθερώσαν την πατρίδα μας έχουμε όλα τα. Γι' αυτό τα τώρα μα λένε η Έτσι, ότι του υπόλοιπου 80% του ελληνικού πληθυσμού εθνίκια. Δηλαδή είναι και, και μειωτικό τίτλος τώρα να είσαι πατριώτης Ξαφνικά βλέπεις το έργο όπω βρίσ... επαναλαμβάνεται. Το βλέπουμε συνέχεια. Ά, ξαφνικά άμα βγεις με ελληνική σημαία είσαι ρατσιστής Άμα βγει όμως ε, κάποιος από το Πακιστάν με την σημαία του Πακιστάν Πρέπει να σεβαστούμε τα δικαιώματά του Βέβαια Και ε, τι ωραία που είναι και περήφανο για την πατρίδα του, Και δεν λέει κανένας να μην είναι, να είναι όλοι Εννοείται. Γιατί κάποιος να μου κόψει το δικό μου δικαίωμα Το δίκαιο το δικό μου Να είμαι περήφανο και να τιμώ την ίδια μου την πατρίδα ναι. τον πολιτισμό μου Σωστά. και αυτό που είμαι δεν μου λες ακριβώς την προηγούμενη φράση που είπες λέει ένας φίλο εδώ από τη Θεσσαλονίκη η πτώχευση της λέει είναι άλλο πράγμα όπως και η υποτίμηση δεν μιλάμε για υποτίμηση τώρα μιλάμε για τις ανιωδοτήσεις μιλάμε για υποτίμηση θα πάμε πάλι ναι δεν είναι οικονομική συζήτηση τώρα όχι απλά απλά για να το θέσουμε το 32 με Βενιζέλο που γίνεται η πτώχευση της Ελλάδας, 1932, όπου εκεί γίνεται και μεγάλη υποτίμηση. Εκεί βλέπουμε πάλι έναν ρόλο της εθνικής, η οποία λίγα χρόνια πριν ανοίγει με δικό της κεφάλαιο την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Και εδώ είναι κάτι το οποίο πάρα πολλοί κόσμος έχει παρανοήσει. Η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι κρατική τράπεζα. Ναι, ανήκει αλλού. Είναι ιδιωτική τράπεζα, η οποία ανήκει, κατά κύριο λόγο, στην εθνική και όπως είπαμε πριν η Εθνική, ο κύριος μέτοχος τη από το 1941 είναι ο Ρότσιλδ. Και οι παπάδες. Και μόνιμος αντιπρόεδρος, αυτό ακριβώς έλεγα, είναι ο Εικάστοτε Αρχιεπίσκοπος. Εγώ ξέρω τουλάχιστον από τα χίλια κτίρια στα, στα, στα κεντρικά σημεία της Αθήνας, τα 600 είναι της Εκκλησίας. Ναι. Εγώ το ξέρω που δεν, δεν ασχολούμαι αυτά, δηλαδή με τόσο, με δεν με νοιάζει. Το έχω αντιληφθεί, επειδή το ξέρω. Και μερικά ξέρω και ποια είναι, μου το έχει πει εσύ, όχι, όψι, το εσύ εννοώ κάποιοι που το ξέρουν Είναι τεράστια η περιουσία της Εκκλησίας ναι. Τεράστια η περιουσία της Εκκλησίας Και τι την κάνει Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο, τι παράγει Παράγει, σε συνδέει με το θείο Σε συνδέει η Εκκλησία με το θείο Αυτό δεν έλεγε ο Αργυρόπουλος, μαθημεριά, ότι σε συνδέει με το θείο Αλλά επειδή πάει γρήγορα το θείο που θα πει πάω με υψηλή ταχύτητα, Βάζει... θεόμαι δεν Ah, <laughs> <γι'> Α, <αυτό δεν, laughs> γι' αυτό δεν υπάρχει σύνδεση, <laughs> λοιπόν. Για λέγε, Για λέγε, που είσαι πιο νέος, θέλω να ακούω, θέλω να ακούω, για λέγε. Αυτό ήταν η μόνιμη, ε, μόνιμη ερώτηση. Πώς γίνεται ένα δόγμα να έχει τόσο μεγάλη περιουσία, ενώ δεν παράγει τίποτα. Ελάτε. Ενώ δεν προσφέρει πραγματικά κάτι, ξέρω, δεν θέλω να εξαγριώσουμε μπορεί κάποιους ακροατές δεν εξαγριώνουμε κανέναν είμαστε, είναι, είμαστε ούτως ή άλλως εξαγριωμένοι ε, βλέποντας μια εκκλησία η οποία έχει μια αμύθιτη μια μύθητη περιουσια στα τρεις στην Ελλάδα βλέπουμε τις κινήσεις ακριβώς όπως έχουν γίνει και άμα πιάσουμε το δόγμα για μένα είναι και ο κύριος λόγος της κλαβιάς του ανθρώπου εν γέννη Οποιοδήποτε δόγμα, και δεν θέλω να το βαφτίσουμε το δόγμα, το δόγμα είναι αυτό που σε βάζει στην πίστη, είναι αυτό που σου μειώνει την πνευματική σου αντίληψη, είναι το αυτό που σε τέλος. κάνει. Το παγό αυτό και είναι τέλος. μάθετο. Αυτό είναι. Εκεί θα πιστεύεις. Ναι. Και μόνο η λέξη πίστη είναι αυτό το οποίο δεν γνωρίζεις. Και όσο δεν το γνωρίζεις, το πιστεύεις. Ενώ η ελληνικότητα και ο ελληνισμό είδαν στη γνώση. Ήτανε στο να βρούμε Το αιτιατό και την αιτία Ένα ωραίο λέει εδώ μια φίλη Και τα μαντία στην αρχαιότητα με την ίδια λογική Τίποτα δεν παρήγαγαν Αλλά είχανε αμύστη περιουσία Ο φίλο μου ο Στάθης λέει Η χώρα είναι υποθρησκευτική κατοχή Από το 400 και μετά Ο Βαγγέλης που τον είχαμε βγάλει εδώ Σε κάποια εκπομπή Είχε πει ότι είμαστε 17 αιώνες Σκλαβωμένοι Λέθεν από κάποιοι από το κοινό, γενικά, πολίτε το έχουν πάρει χαμπάρι πλέον. Κάποιοι πιο πάνω που έχουν λόγο ή μπορούν να τους πάρει μια συνέντευξη το λένε, αλλά δεν βλέπω να κινείται και τίποτα αρέσει. Κινέξα, εγώ βλέπω να κινείται. Για λέγε βλέπω... εσύ, είσαι 30 χρόνια πίσω, από εμάς 35, για λέγε. Βλέπω να αλλάζει. Ε... Μπορεί να είναι σιγά-σιγά, αλλά αλλάζει η αντίληψη και η συνειδικότητα των ανθρώπων, των πολιτών να παίρνουν λίγο πιο ενεργό ρόλο ναι. Να ασχολούνται περισσότερο με, το, με τα κοινά Συνειδητά ή επειδή τους κοπήκαν τα φράγκα Γιατί αν δεν τους πατριωτικός τα φράγκα πατριωτικός, πατρι, όχι συνέστημα, Πατριωτική αντίληψη δεν θα βγαίνει. Παλι γυρίζουμε σε αυτό που είπαμε πριν Εγώ ότι το πιστεύω Το ίδιο αυτό. το πρόβλημα το, οποίο έχει προ... το ζούμε, το βιώνουμε όλοι Αναγκάζει και τους ανθρώπους Να ξεφύγουν από το την νοητική του κατάσταση να πάνε και να δούνε τρόπους να το αντιμετωπίσουν. Ναι. Οπότε, ναι, λόγω της κατάστασης, λόγω της κατάστασης, πολλοίς κόσμος έχει αρχίσει και μελετάει περισσότερο, όπως και εγώ. Ενδιαφέρεται περισσότερο Φυστώ, για, αυτό, για τα κοινά, εγώ. για το πολιτικό γίγνεσθε, για την ιστορία του, πώς φτάσαμε εδώ. Και Έχουν φυσικά... αρχίσει και δουλεύει λίγο το εμείς και όχι το εγώ. Ναι. Έχει αρχίσει και δουλεύει. Δύσκολα το βλέπω και εγώ εδώ πέρα, αλλά δουλεύει, σου λέει, να έχω κάποιον δίπλα μου, λέει. Αντιλαμβανόμαστε ότι σιγά σιγά εμεί οι πολίτε είμαστε οι ιδιοκτήτε αυτού του τόπου και δεν μπορούμε να αφήνουμε σε κάποιου διαχειριστέ, γιατί αυτό είναι η εκάστοτε κυβέρνηση, να ορίζουν και να γενοκτονούν τον ίδιο τον Έλληνα. Να τον πετάνε έξω από την πατρίδα του, να του παίρνουν την επιχείρηση. να έχει τόσε χιλιάδε. Ε, αυτοκτονίες. Τα Δεν λες χρονιά. εσύ που είσαι νεότερος και έχεις μια διαμορφωμένη αντίληψη διαφορετική. Πώς αντιμετωπίζεις ψυχολογικά και κοινωνικά σαν Αλέξανδρος ας το πούμε το να βλέπει να γίνεται αντικατάσταση πληθυσμού εν καιρό ειρήνης και να όλοι να είμαστε ο χαχαχούχα. Δηλαδή το προηγούμενο τη καθόλας Δευτέρας άδειασε το σύμπαν. Το τρίμερο τώρα Μποτιλιαριστήκε η εθνική οδό. Οι περισσότεροι, εγώ του θεωρώ Πήγανε λέει στην Κωνσταντινούπολη. Μα εντάξει, η Κωνσταντινούπολη, αλλά αυτή τη στιγμή στηρίζει στην αγορά την τουρκική. Δηλαδή Ακόμα κοτουλάμε. Πώς εσύ εσύ αυτό όλο, Γίνεται μια μετάλλαξη, με, με, με, με, με α πούμε, να το πω έτσι. Μια, μια αλλαγή. Και έχει πιο λίγα δικαιώματα εσύ και εγώ άμα πας στην ομόνια. Αν διακουμπήσει λίγο, κάνε που φοράει και μια μαντίλα, μπορεί να πα και μέσα επειδή παραπάτησε και πε απάνω του. Θα πούνε ότι έπεσε επίτηδε, ξέρω ναι, θα σε πάνε για έγκλημα ρατσιστικό. Ναι, ή συλλαμβάνει ο αστυνομικό κάποιον ναι, που είναι κινήσει σε εγκληματική πράξη και περνάει εδέ. Άρα, σαν να του λέει η αρχή που τον εξουσιάζει: Μην ασχολείσαι πολύ, γιατί θα χάσει και την τουλίτσα σου, θα σε περνάω εδέ συνέχεια, θα χάνει βαθμού, δηλαδή. Λέει, τι, τι κόλπο είναι αυτό τώρα, εσύ πώς το, πώς το βλέπεις αυτό τώρα, ως νεότερος που συνυπάρχει στα σχολεία και με, με άλλε και με φιλές και με δόγματα και με έτσι και Πώ πώς σου έρχεται. Για να απαντήσουμε σε αυτό, καταρχήν να δούμε λίγο τα νούμερα, γιατί υπάρχει μια τεράστια ανταλλαγή πληθυσμού. Όπως είπαμε στην αρχή, να πούμε ότι υπάρχουν 700-800 νέοι Έλληνες, οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό και... 2 με 3 εκατομμύρια ναι. μετανάστες οι οποίοι έχουν έρθει ναι. βιώνοντα για ακόμα μία φορά ναι. Και θα το θέσω εκεί Όπως είπα στην αρχή ένα ρατσισμό κατά του Έλληνα Από το ίδιο το κράτος, από την ίδια την κυβέρνηση Γελονός. Γιατί Γιώργο εγώ και εσύ όπου και να θέλουμε να ταξιδέψουμε Όπου και να θέλουμε να πάμε πρέπει να πάμε με ένα διαβατήριο και σε πολλέ χώρε πρέπει να έχουμε από πριν προετοιμαστεί να έχουμε βίζα. Αλλιώ, μόλι τάσει εκεί στα διαβατήρια, σε γυρνάνε πίσω με το επόμενο αεροπλάνο. Εξακολουθούν. Επι, Επιτόπου πίσω και τι περισσότερε φορέ δεν θα μπορέσει καν να φύγει από εδώ. Επιτόπου. Πώ γίνεται λοιπόν, ενώ αυτό εμεί να το χρειαζόμαστε παντού, να μπορεί κάποιο να έρχεται να περνάει τα σύνορα χωρί ε, κανέναν ε, έλεγχο. Περπατώντα έτσι τα βολτιτσάνε. Χωρί κανένα χαρτί. Ναι. Και να τον βλέπουμε μετά από λίγο καιρό Να παίρνει και ηθαγένεια Ποια ηθαγένεια μπορούμε Εδώ τους δίνουν επιδότηση και έχουν ηθαγένεια. Ξέρω εγώ στην Κυψέλη Πολυκατοικίας τους δίνουν το διαμέρισμα του παίρνουν το νίκη, το κινητό Βλέπω εγώ έξω εδώ και κυκλοφορούν με κάτι παντόφλες 6, 7 κινητά Και λοιπά Τρία άτομα στο χέρι, ένα στο καρότσι, ένα στην κοιλιά και λοιπά, Δηλαδή το, το έργο είναι το σωστημένο. Με όλε τι επιδοτήσει που παίρνουν, επιδότηση για το, το νίκη, επιδότηση για εκείνο επιδότηση, το για, για εκείνο, επιδότηση για εκείνο. Ο Κουπόνια ο άνεργος για πάη. Πα... Ο, ο άνεργο Έλληνα να ζει με 300 ευρώ το μήνα. 400. Αν πάω στο μοναστιράκι έξω του μουστάκα, έχουν κάνει κρεβατοκάμαρση. Είναι καμιά τριανταριά Δεν υπάρχει ένα εγκαταλελειμμένο οίκημα να βάλει μέσα έστω το χειμώνα. Ναι, αλλά πόσοι δίνει. Δύμοι... Τα κίνητα που πληστηριάζουν οι δήμοι, ναι. τα δίνουν σε οποιονδήποτε μετανάστη. Αυτό, γίνεται αυτό συμβαίνει και συμβαίνει σε πάρα πολλούς δήμους στην Ελλάδα. Και να πούμε κάτι, γιατί έχει γίνει μεγάλος νόρος. Υπάρχει μετανάστης, υπάρχει πρόσφυγας και υπάρχει και ο λαθρομετανάστης. Ο οποίο είναι και ένα όρο όπου με απόφαση και όλες το αλλαίου πάγου απαγορεύεται και όλες. Εδώ επειδή όλοι έρχονται μέσω άλλη χώρα είναι όλοι λάθρομετανάστες Το έχει πει και το Συμβούλιο τη Εκριτία. Όλοι δεν υπάρχει προσφυγία. Καταρχήν πρόσφυγα είναι προσφυγεί επειδή στη χώρα του γειτονικά πηγαίνει, επειδή στη χώρα του υπάρχει πόλεμο. Τώρα στο σε Πακιστάν, στο μας, Μαρόκο, τη Μπάμπου Ευρωπαίου. Η μα χώρα υπάρχει πόλεμος Σε καμία. Σε καμία δεν υπάρχει. Ναι, γιατί και στη Σερβία που υπήρχε μετανάστης Σέρβος στη Θεσσαλονίκη ουσλούς στην Αθήνα δεν υπάρχει και, και δεν θα απο... τον επιδοτούσαν αν υπήρχε, επιδοτούν άλλε φυλές να αλλάξουν το γόνο, αυτή είναι η άποψή μου και είναι και η προσωπική μου άποψη αυτή Α, συμφωνούμε. Και είναι Ευχαριστώ. και η προσωπική μου άποψη αυτή ε, εγώ θα πω ότι επειδή ο Έλληνα δεν έκλεινε ποτέ τις πόρτες όχι βέβαια να είναι ορθάνυχτες και να μπαίνει όποιος θέλει και καλό προέρετη, η καλό κίνηση είναι άλλο Άλλο, και ε, είναι εκεί άλλο. πρέπει να διαχωρίσουμε τι ακριβώ είναι ο καθένα και ποιο είναι ο ρόλο του και ποιο είναι ο σκοπό του. Εδώ. Και αν, ήρθαμε, αν ήρθανε στην Ελλάδα για να φύγουν στην Ευρώπη, τελικά γιατί δεν φεύγει κανένα και μένουν όλοι εδώ. Ο φίλο Μολαλάκη, εδώ, ο οποίο από τι μου έχει πει είναι στον Καναδά και είναι στο τσάταυσιμι και είναι από του καινούριου ακροάτε, λέει κάποιο πολιτικό, δεν θα πω το όνομα, εννοείται, είπε σε εκπομπή ότι και να το λέγαμε δεν μα κάνανε και τίποτα. Λαλάκι μου, αλλά τέλο πάντων, εδώ έχουμε πει άλλα κι άλλα ότι μια τετραμελή οικογένεια λάθρο μεταναστών παίρνει 1800 ευρώ σε χρήμα και παροχέ. Ακριβώ αυτό. Και ο Έλληνα δεν παίρνει επιδοτήσει ούτε δύο καθουσάριγα. Δεν παίρνει τίποτα. Έτσι. Και να μην το θυμηθούμε, δηλαδή θυμηθούμε δηλαδή τη μυρτό, μυρτό που τη σάπισε και την έκανε ζόμπι ένα Πακιστανό, ο οποίο κυκλοφορεί ελεύθερο. Δεν τις δώσανε 200-300 ευρώ να πάρει καροτσάκι. Δεν επιδοτείται. Και, και, μιλήσανε... και πολλά άλλα τέτοια. Εμεί εδώ και... δεν φοβόμασταν τα λέμε και τους έχουμε και γραμμένου εκεί που δεν πιάνει μελάνι. Ο Ο Ακροατής, ο Λαλάκης που είπαμε τώρα που έκανε το σχόλιο ναι. ζ... που ζει στον Καναδά και είναι και μια χώρα η οποία επίσημα έχει ζητήσει μετανάστες να έρθουν. Και έτσι είναι και η διαδικασία μιας χώρας. Το είχε πει Ποιος... και ο Πάκης αυτό. Από Αμβόνος βουλή όντας βουλευτή. Λέει ευχαριστούμε τους ε, ξένους, εννοούσε αυτούς που έρχονται στην πατρίδα μας. Και βγήκε τώρα και η Πρωθυπουργάρα έτσι λέει ότι είναι. Δεν έχει ρωτήσει τα αφεντικά του. Και λέει θα τους ενσωματώσουμε στην ελληνική κοινότητα. Ωραία. Θα φέρνεις αυτούς που τους ταΐζουμε και διώχνεις αυτούς που εργάζονται και μπορούσαν να εργάζονται εδώ να παράγουν έργο και μετά λένε γιατί πέσαν τα ταμεία έξω και και, και προλαβαίνουν αυτά. τους φίλου μην νόμεις ότι κάνουμε εκπομπή περίεργη σε σχέση με τον Αργυρόπουλο Αυτά είναι καθημερινά και έχει σημασία να ακούμε ένα παιδί 25 χρόνο, πόσο μου πες, 27 27 που έρχεται από πίσω τώρα και θέλει την προοπτική του άλλα 30 χρόνια τουλάχιστον να μας λέει αυτά που εμείς τα κατάπιαμε εμείς, επαναλαμβάνω, μπορεί να μην αφορά όλους, αλλά το λέμε. Λέγε. Βλέπουμε ψήφου να έρχονται. Και είναι πάμπολα τα βιντεάκια και για κάποιον που θέλει να τα δει, με οποιονδήποτε λάθρο μετανάστη, ο οποίος α, σε συνεντεύξεις λέει εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα. Τσίπρα ναι. καλό. Ναι, ναι, ναι. Μου έδωσε ηθαγένεια. Ναι. Τι και πει, την ηθαγένεια, ηθαγένεια δεν μπορούμε. Ε. Και την ηθαγένεια, μην την περνάμε. Στα ψηλά γράμματα. Η Θαγένεια είναι κάτι τεράστιο. Είναι το κάτι νούμερο το οποίο ένα. Είναι, είναι το νούμερο ένα. Είναι τα ίδια τα δικαιώματα, τα κληρονομικά του Έλληνα. Παραδείξει λοιπόν τα χάρτια, ίδια σου τα κληρονομικά δώσεις, δικαιώματα. Χ Χαρτιά να δώσει. Να κινήτε, να το ξέρει κλει. Ιπικότητα εντό εισαγωγικών που λέμε ενδιαφέρον η δεν μπορεί να δώσει, είναι φυσικό επακόλουθο. Μα δεν γίνεται. Μπορεί να πει και, εγώ... και τον κόσμο ότι είναι σωστό. Και ακούω κάτι, ηλίθιε ή κάτι Και λέει εντάξει, λέει να του δώσουν ηθαγένεια. που δεν ξέρει τη λέξη. Εκτό ότι δεν γνωρίζουμε καν τη λέξη, δεν γνωρίζουμε καν ναι. τι πρεσβεύει, αλλά και τι νομικά επακόλουθα έχει, γίνεται ένα χαρτί για μένα να με κάνει Κινέζο. Δηλαδή, άμα εγώ γεννηθώ τώρα Δηλα... στο Πακιστάν, είμαι Πακιστανό. Η γάτα που γέννησε ε, και πήγε τα παιδιά της στο σκυλόσπιτο, ναι. έγιναν σκύλοι. Αν αρχίσουν χαθεί. και γαβγίζουνε. Δεν γίνεται. Ο φίλος Μοτσούτσουρας από την Κρήτη λέει, η λευκή φυλή και αρχικά και, κυ... αρχικά και κυρίως ελληνική, εδώ είναι και το θέμα, τελεί υποδιωγμών και πρέπει να το ασιατοαφρικανοποιηθεί η Ευρώπη εν γέννη. Θα συμφωνήσω ότι τελεί υποδιωγμό... Άρα πώς αντιδράσουμε να το βάλεις για αυτό στην απαντήση Θα Ως συμφωνήσω νέο. ότι τελεί υποδιωγμό... Τελεί υποδιωγμό όπως άκουσα και πριν 17 αιώνες... Από πάρα πολλά στοιχεία έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα δογματικά... Να μιλάνε εναντίον των εθνικών, των Ελλήνων... Κινάριους που μας λέγανε σε πάρα πολλά γραπτά τα δόγματα... Και ο πόλεμο κατά των Ελλήνων είναι διαπιστωμένος ότι μπορούμε από το Βυζάντιο και, απ το Βυζάντιο και πίσω από το Βυζάντιο. του εθνικού. Και πίσω από το Βυζάντιο και στι εποχέ του Βυζαντίου κυνηγάγανε του εθνικού και του κοινάριου. Δεν μου λε τώρα πώ είμαστε στο Βυζάντιο, γιατί και τώρα αυτοί μα λένε εθνικιά. Δηλαδή μα κυνηγάει η, η, η αυτοκρατορία, α το πούμε έτσι τώρα. Το αυτοκρατορία πάει στα εισαγωγικά. Αφού του κυνήγαγε και τότε. Δηλαδή τι γίνεται, μα κυνηγάνε μέσα εδώ. Σε κυνηγάει πάντα, δεν έχει σταματήσει να σε κυνηγάει Ο πάντα. λόγος Ο λόγος είναι ότι Έστω και φιλοσοφικά λέει, δεν με νοιάζει Εγώ το να δω πως το έχεις δει εσύ ως νέο άτομο Αν το δούμε φιλοσοφικά ναι. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι πάντα α, Όχι πάντα αλλά υπάρχουν δύο αντίπαλες δυνάμεις Παρακαλώ. Υπάρχει ο άνθρωπος, ο Έλληνα άνθρωπος Και υπάρχει και αυτός που θέλει να υποδουλώσει τον άνθρωπο Για μένα άνθρωπος δεν είναι Υπάρχει λοιπόν αυτό που θέλει να τον υποδουλώσει, να τον σκλαβώσει ενάντια στην ίδια τη δημιουργία, ενάντια στην ίδια την εξέλιξη και ανέλιξη τη δημιουργία, που είναι και ο στόχο και σκοπό τη ύπαρξη του ανθρώπου: να ανελιχθεί, να δημιουργήσει, να παράγει ναι. και να φτάσει στο θείον όπω ακούσαμε και τόσο ωραία πριν να λύεται. Ναι. Να ενωθεί με το θείον. Αυτή είναι η δημιουργική και η πορεία τη δημιουργία. Κάτι ναι. το οποίο φυσικά δεν το βλέπουμε γύρω μα. Δεν το βλέπουμε γύρω μα γιατί. Τα αντίθετα βλέπουμε. Μα βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Άμα πάρουμε και ένα αξιακό σύστημα και μελετήσουμε ποιες είναι οι αξίες και ποιες μπορεί να είναι οι αξίες. Ναι. Θα δούμε ότι σε αυτό το οποίο για μας είναι έμφυτο, αυτό που βιώνουμε είναι το ακριβώς αντίθετο. Βιώνουμε τις αντιαξίε στην κοινωνία μας κάθε μέρα. Βιώνουμε το χάος και όχι τη δημιουργία. Κάποιοι λοιπόν προάγουν το χάος, ναι. ζουν στο χάος... Ναι κάποιες αποστασίες οι οποίες ζουν εκεί, εκεί ζουν, εκεί δρούν, ναι. αυτό προάγουν και πάντα θα υπάρχει και ο Έλληνας, ο άνθρωπος, ο Έλλην που όπως ακούσαμε πάλι πριν είναι αυτός που προέρχεται από το όλον φως και θα δει το όλον φως, να είναι ο μόνιμος αντίπαλος. Εμείς... Γιατί όσο υπάρχει ο Έλληνας δεν μπορεί να επικρατήσει ποτέ το χάο. Αυτό είναι γεγονό γιατί η Έλληνη σημαίνει φω και εδώ που φτιάξανε τον Αλμπέντο, εγώ δεν το περίμενα ειλικρινά να σου μιλάω. Έχω γίνει εδώ, κάθε μέρα εκπλήσωμαι. Ε, οι Ελληνίρε από όλο τον πλανήτη μα άκουνε. Και μετά τάση αυξητική πάντα. Ακριβώ διότι όπου και να είναι, αν άρεσε μετά στο διάλειμμα στο χάρτη, θα δει την πλάκα σου εδώ. Από Αμερική, από Καναδά, από Αυστραλία. Νταξ, Κύπρο, Ελλάδα, ναι. Από όλα τα σημεία μα ακούνε, γιατί εμείς εδώ, εγώ προσωπικά που το έδωσα μια κατεύθυνση, δεν υπάρχει δογματική αντίληψη. του. Ακούμε ότι εντός αγωγικών συνόμητων, αλλά εκεί, υπάρχει, για να μπορούμε να τη διηλίζουμε. Από τον Όμηρο, από τον Χριστό, από οτιδήποτε, το ακούμε μη δογματικά. Έχει σημασία. Λοιπόν, και ότι... ότι... Ακούμε πράγματα που γουστάρουμε εμεί που έχουμε μεγαλώσει από έναν που είναι πιτσυρικά για 25 χρονών, έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Λοιπόν, η υπηκότητα λέει σημαίνει πω θα πρέπει να υπογράψει, αυτός θα την πάρει δηλαδή ο ξένο, ότι θα πολεμήσει εναντίον τη φυσική του πατρίδας. Όταν ένας κάποιο είναι υπόδουλο, δεν ορίζει αυτό το όνομά του και τα δικά του, τα δίκια του κλπ. Λοιπόν πάμε ένα διαλειμματάκι αγαπητοί φίλη Εδώ είμαστε Αλπέντου εκατεσταρριακό τα τους Αλέξανδρος ο φίλος μου εδώ Θα πούμε κι άλλα Στη συνέχεια Αφού ακούσουμε ένα τραγουδάκι να πιούμε κι ένα νερό me Why not take all of me I'm no good without you Take my lips I want to lose them Take my arms I'll never use them Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why Oh Φίλε Αλμπέτο14 τελικά ακόμα άγνωστοι επισκέπτε. Σπασμένο το στα δύο σήμερα το πλάνο γιατί είχα το αντιταν το Λευτέρι τον Αργυρόπουλο στην αρχή πήγε να μου κάψει τον εγκέφαλο. Ευτυχώ που έφυγε στο δύο ρόλο αγαπημένο φίλη, διότι εντάξει και εγώ τι να κάνω μεγαλώνο σιγά, σιγά. Και στο δεύτερο μέρο χτέσαι έναφέ προχτέ με τον αλέξανδρο του λέω δεν έρχεσαι από εκεί να τα πούμε γιατί θέλω να με βοηθήσει. Έχω ένα μπάνερ ανεβάσει που λέει για να προβάλλουμε ε, φίλους ελεύθερου επαγγελματίε με κόστη για γελιά εδώ στον Αλμπέντο για να πάμε στο εμείς και όχι στο εγώ το οποίο μας κατέρεψε αγαπητοί φίλοι. Και από τρίτη θα αρχίσω να αποστέλω και πάρα πολλά email σε μια τσέντα που έχω Έχω ασχοληθεί με το αντικείμενο, τα λέω για να τα ακούμε όλοι και ο Αλεξάνδρος. Εδώ και μια δεκαετία με το θέμα που λέγεται Πρωτοπαγενή παραγωγή, προβολή παραδοσιακών προϊόντων ελληνικών. Φτάσαμε να αγοράζουμε λεμόνια, λεμόνια από την Τουρκία και έρχονται και με αεροπλάνα, λέει, από την Αργεντινή και είχα πάει την άλλη φορά στο Ναπλιο. Και όλο ο κάμπο εκεί έχουν λυγίσει τα δέντρα και τα μαζεύει Δηλαδή, μα έχουν ξεφτυλίσει και καθόμαστε και κοιτάμε τώρα. Αν θα μας δώσουν και κάνα πενιντάρι, να το κάνουν νερολόγια να το βάλουν εκεί που ξέρουν. Λοιπόν, ε, να φύγουμε λίγο από αυτά. Γιατί εγώ τσαντίζομαι εύκολα και κυρίω να τα ακούω για από νέα παιδιά που έχουν επηρεαστεί. Αλλά λένε και εδώ οι φίλοι: Μπράβο σου για την επιλογή σου. Είπε τη λέξη την κατάλληλη που έμεινε σε εδώ. Θα μπορούσε να κάνει ό,τι γουστάρει. Εhm. Πώς μπορούμε να βοηθηθούμε και να βοηθήσουμε ανθρώπους που δεν μπορούν να βγουν από το χωριό τους να πλασάρουν το προϊόν τους. Μπορεί να είναι το μέλι, ξέρει το κρασί, το τόπια, τόπια, τόπια προϊόντα. Έχουμε πιστεί όλοι ότι δεν παράγουμε τίποτα από αυτόν τον Αλήτη, τον Πρωτόπαπα, το πασοκόσκυλο του συνδικαλιστής τραπεζικό που ήταν. Μια φορά το χαιρέτησα, κοιτάγα τα δάχτυλά μου σε μια έκθεση, ο Αλήτης αυτό και βγαίνανε αυτοί όλοι οι βαλτοί γιατί σου κάνουν το μασάς χρόνια και λέει δεν παράγουμε τίποτα στην Ελλάδα και πω ζούμε 50.000 χρόνια εδώ μέχρι το 2002 μπήκαμε στην ευρωπαϊκή Ευρωζώνη πω ζούσαμε τόσα χρόνια ρε αγόρι μου η μάνα σου με τι σε μεγάλωσε τώρα δεν κατάλαβα η δικιά μου Όχι μόνο παράγουμε αλλά παράγουμε εκπληκτικά προϊόντα μοναδικά στον πλανήτη και αυτό το οποίο με το μπάνερ και όλη η ιδέα και σκέψη ναι. Ουσιαστικά είναι μια σκέψη μιας κοινωνικής δικτύωσης Ελλήνων παραγωγών Μπράβο. Με τους ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα Με τους Έλληνες στο εξωτερικό Αλλά και όχι μόνο ναι. Με κάθε έναν που θέλει εκλεκτά προϊόντα να έχει ναι. Έχουμε εκπληκτικά προϊόντα στην Ελλάδα Απίστευτα, εγώ ήμουν έξω από το παιχνίδι Και από το 10-11 που ασχολήθηκε μετά Δηλαδή ξέρω τι παράγει τώρα η δράμα, η καβάλα, όλες τις περιοχές και έπαθα την πλάκα μου. Το, το πρόβλημα εκεί είναι ότι όλοι οι συνεταιρισμοί, όλε οι ομοσπονδίες, όλο αυτό ο κύκλος και το κύκλωμα που είχαν οι άνθρωποι αυτοί για να πουλάνε τα προϊόντα τους δεν δουλεύει πια. Δεν δουλεύει σκεμένα Οπότε πρέπει να αναπτυχθεί ένας καινούριος τρόπος κοινωνικής δικτύωσης και ναι. επαγγελματική δικτύωσης αυτών ναι, των ανθρώπων ναι, ναι. ώστε να μπορέσουν να φτάσουν το προϊόν από την παραγωγή κατευθείαν στον πελάτη. Κατευθείαν σε αυτόν που θέλει κάτι εκλεκτό, που θέλει κάτι μοναδικό στον πλανήτη και ναι. να φύγει και έξω από την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λοιπόν το οποίο αρχίζει εδώ... Και να συμπληρώσει, διαβάσαμε τώρα, θα το ξέρεις, εσύ στην αγορά, Κινέζοι Που κάνουμε εξαγωγές εκεί ε, Είπανε τώρα ε, Ό,τι γράφει απάνω μακεδονικό Παύλα κρασιά επί του προκειμένου ήταν Θα ρωτάτε λέει Τη βόρεια Μακεδονία Για να τα εισάγουμε Δηλαδή τι κάνουμε τώρα Τον ειδίποδα τυρανο και βγάζουμε τα μάτια μας Εδώ σκοτώνεται ο πλανήτη Να μπει στην αγορά Την Κινέζη που είναι 1,5 δις Δηλαδή ένα κουτόσπυρτο να πουλήσεις Επί έναν χρόνο έχει πουλήσει 1,5 δι κουτόσπιτα. Σε δεκάρες να τα κάνει, λε εντάξει, άραζε. άμα δεν είσαι και απλή, τότε λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, αργά ή καλά. Βλέπουμε τι προεκτάσει μια τέτοια, ένα τέτοιου ξεπουλήματος που έγινε στη Μακεδονία. Και όχι μόνο. Μα είπαν ότι είναι εθνικά συμφέρον. Α, είναι εθνικό συμφέρον, μάλιστα. Αν το, το πάνε τα κανάλια και η κυβέρνηση, λογικά θα είναι έτσι. Έτσι δεν είναι. Ε, σίγουρα. Μα έχουν πει ποτέ τα κανάλια ή οι κυβερνήσει ψέματα, Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί ο πρωθυπουργό μου και η κυβέρνηση με κυβερνάει για το καλό μου να λέει ψέματα. Ή ο, ο δημοσιογράφος το κανάλι, αποκλείεται. Όχι, όχι. Αποκλείεται, αποκλείεται. Το μόνο που μου θυμίζουν κάθε μέρα είναι το τραγούδι του Μιλιόκα πριν 20 χρόνια που λέει Να δει που στο τέλο θα μα πούνε και μαλάκε. Σίγουρα να που προφητικό. Μας λένε, και εμεί κάναμε κράτο στην Αλβανία. Δεν είχαν να φάνε μέχρι. Όχι μόνο. Έχεις τα τώρα. Στα Σκόπια και την Τουρκία μετά την το καταστροφή. Το 23 δημιουργήθηκε η Τουρκία. Εμεί πήγαμε από εκεί το 1922. Σωστά. Μα συνοστήσανε. Που έγινε ο συνοστισμό ο μεγάλο ναι. και που λίγα χρόνια μετά και ο Βενιζέλο ναι. πρότεινε τον Ατατούρκ για, για Νόμπελ Ειρήνη. Αυτό είναι. Άμα έχει φάξει 1,5 εκατομμύριο κόσμο, παίρνει και ένα Νόμπελ. Γιατί να μην λοιπόν. Και βλέπει τώρα να μιλάει ο Ράμα. Ότι είναι σε διαπραγματεύσει με την Ελλάδα για τα σύνορα ναι. και να κάνει δημόσια δήλωση ο Πρωθυπουργό της Αλβανία γι' αυτό ναι. και εσύ να μην ξέρει τίποτα. Ναι. Άρα και πηγαίνοντα πάλι πίσω στο θέμα α, των προϊόντων. Πηγαίνω Γιατί είναι κάτι το οποίο το έχει ανάγκη. Το έχουν ανάγκη οι παραγωγοί, το έχουν ανάγκη και οι ίδιοι Έλληνε οι οποίοι. Οι όλοι το έχουμε ανάγκη να ξέρουμε τι τρώμε. Να ξέρουμε τι τρώμε, οι οποίοι απλά παίρνουμε οτιδήποτε μεταλλαγμένο από τα λίτλ και οποιοδήποτε λίτλ, uh, το οποίο μόνο μεταλλαγμένο θα εισάγει και μόνο uh, ορμόνες και οτιδήποτε έχει μέσα για την, για την ίδια μας την υγεία έχουμε το θησαυρό δίπλα μας Εγώ στην δεν αγορά που έχουμε... και ψωνίζω Αλεξάνδρε ε, έπαιρνα ψιστήκια υγιεινής και μου λέει αυτός τα πουλάει και θέλει να κερδίσει μου λέει από αυτά ή από αυτά Είχε μια τιμή διαφορά Ας πούμε ένα ευρώ Τα ξένα ήταν πιο φτηνά τα ελληνικά Που έχουν μεταφορικά Κοστολόγια άλλα κλπ Εγίνησε επαναλαμβάνω Και λέω αυτά πού είναι Λέει είναι κινέσικα Κινέσικα αυστήκια ναι Λέω για βάλω να δω Ένα ευρώ Λοιπόν χέρια και στόμα ήταν κόκκινα Από το χρώμα Το έκανα κούβεντα με αυτό Θέλω να πω δηλαδή δεν ξέρεις και τι εισάγεις. Και μόνο δεν ξέρεις εισάγεις. Ξέρεις ότι για να την τιμή είναι σίγουρα μεταλλαγμένο προϊόν. Ξέρεις ότι για να μπορεί και να έρθει το μονοπόλιο έτσι όπως έχει έρθει σε κάποια ορισμένα χέρια με ποιε διαδικασίε και ποια συμφέροντα κρύβονται από πίσω. Γιατί σε πτωχεύει και εσύ μετά δεν πας να δεις ποιο το προϊόν. Πας το πιο φτηνό. Για να είναι το ταμείο σου. Μα έτσι δημιουργούνται τα μονοπόλια. Σου λέει, α πάρω το πιο φτηνό. Έτσι δημιουργείται. Δεν θα. έχει την άτοτα να το, να, πει... να πάω στην ποιότητα. Α, να πάω στο άλλο, ναι. Βέβαια, τώρα στην κατάσταση και με την δικτύωση αυτή, την κοινωνική που σκέφτεσαι, με όλου του επιχειρηματίε, με όλου του παραγωγού, ναι. ώστε να μπορεί να φύγει το προϊόν κατευθείαν. Αυτό θα φέρει και μια τελείω διαφορετική κοστολόγηση και τιμή ως προς τον Έλληνα, τον άνθρωπο που θέλει κάτι ποιοτικό, που θέλει κάτι ωραία και ναι. το θέλει σε μία άλλη... Α, ο φίλος μου εδώ από το Χιούστον, από το Χιούστον Αλέξανδρου και λέει τα κινέζικα προϊόντα είναι άκρο επικίνδυνα. Από το Χιούστον. Και δεν ασχολείται με το αντικείμενο, ξέρω, γιατί μιλάμε. Θέλω να πω, μα πετάει το φτηνό και σου λέει αφού δεν έχεις τώρα φράγκα, από το 1020 πήγα στα 500, θα πας και εσύ στο φτη σε οτιδήποτε μεταλλαγμένο, σε οτιδήποτε αλλοιώνει την ίδια τη σύσταση και δομή του ίδιου σου του DNA α, για να σε φέρει λίγο όλο και πιο πολύ σε μια τέτοια κατάσταση. Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο τα προϊόντα και στο ίδιο το νερό ναι. α, υπάρχουν και έχουν αποδειχθεί τεράστιες αλλοιώσεις και με χλώριο και με οτιδήποτε. Βλέπουμε λοιπόν ότι ό,τι καταναλώνουμε πλέον είναι για την ίδια μας την υγεία και για την ίδια μας την εγκεφαλική λειτουργία. Ναι, ναι, Όντως, αυτό που είπε σοβαρό. Ο Οδησσέας συνεχίζει και λέει ε, μια φίλη τη κόρη του πριν 12 το, ε, το χρόνια έπαθε μητρικά από Κινέζικο Μαγιό. Ναι. Ε, μια άλλη φιλή εδώ, τα Κινέζικα ρούχα βρωμάνε μακριά από τα Λίτλ. Αυτό πρέπει να το κάνετε και ας τα καλύτερα προϊόντα που δεν πουλάνε διότι πάνε τα λεφτά στη Γερμανία κάθε Παρασκευή ε, τι άλλο ε, περνάς έξω από μαγαζί κινέζικο λέει έχει μπόχα <laughs> και τα τζαμπολί κινέζικα αυτά είναι που είναι 100% κινέζικα 100% το γνώριζω είχα πάει κάτω και είχα δει τι γίνεται πρώτον θέλω να πω λοιπόν σε κάποια άλλη α, συνάντηση ναι. να μπορέσουμε να δείξουμε και να αποδείξουμε και στον κόσμο από πού χρηματοδοτήθηκαν όλες αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις τις οποίες βλέπουμε σήμερα ως μονοπόλια, από ποια χρήματα πήρανε, από πού χρηματοδοτήθηκαν και να δούμε τελικά πώ ακριβώς έχει στηθεί ένα παιχνίδι με μονοπόλια που φυσικά θα υπάρξει γιώργο μονοπόλιο όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων ναι. οι οποίοι δεν πληρώνουν φόρους, δεν πληρώνουν τελωνίο, δεν πληρώνουν τίποτα ναι. και ουσιαστικά πουλάνε με τεράστιο κέρδος εκεί που εγώ και εσύ θα αγοράσουμε. Άρα, πώ μπορούμε εμεί οι δύο να του ανταγωνιστούμε πια. Αν τρώω εμένα. και τη διαφήμιση αναδευτερόλεπτο φωτάκι σε όλη τη τηλεοράση, μιρέα θα, θα πάω κατευθυνόμενα εκεί. Το marketing της διαφήμιση είναι το Αυτοί βάζουν κοινωνιολόγου, ψυχολόγου μέσα για να στήσουν ένα προϊόν. Στο ράφι που εσύ, Παύλα, ο Έλληνα μικρομεσαίος δεν μπορεί να πάει. Εγώ γι' αυτό σε... πάω να παίξω εκεί, γιατί έτσι μου την έχει δώσει και γουστάρω. Δηλαδή, δεν γίνεται. Θα μα φάνε από παντού. Θα μα φάνε από παντού. Δεν γίνεται. Ε, ε, τι άλλο θέλω να πω εδώ. Ναι. Ζητάνε δηλαδή για το Ράφι, για να μπει εσύ τώρα στο Ράφι. 10.000 το μηνάλλον δεν βγάζει 10.000 ε, όλο το χρόνο θα σου δώσει 10.000 να βγάλεις το Ράφι. Και έτσι μπαίνουν οι ξένες εταιρείες μόνο. Ε, είναι γνωστά Α, τα που Μια πέζονται. φίλη μου, μου γράφει εδώ από την επαρχία. Μια χαρά τους βολεύει να πεθάνουμε. Λέει να ρητώσουν για τις συντάξει. Όλο το πακέτο είναι υψηλή ραπτική, παιδιά. Όλο το πακέτο είναι υψηλή ραπτική. Λίγο όπω ερχόμουν προς το γραφείο σε ένα δρόμο, ναι. διάβαζα να πεθάνουν οι Έλληνε να ζήσουμε εμεί. Ναι. Εμεί ποιοι είναι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εμεί ποιοι, ναι, ποιοι είναι. Από κάτω υπογράφανε αντίθα. Και οποιοδήποτε. Αυτή ήταν η υπογραφή από κάτω. Να πεθάνουν οι Έλληνε, να ζήσουμε εμεί. Οι εμεί ποιοι είναι, άρα ποιοι είστε εσεί που θέλετε να πεθάνουν οι Έλληνε και να ζήσετε πού, στην Ελλάδα. Άρα τελικά όλο αυτό είναι ένα σχέδιο. Απλά να εξοντωθεί ο Ελληνισμό, ο Έλληνα, να έρθει κάποιο άλλο να κατοικεί εδώ, που το βλέπουμε κιόλα να γίνεται σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, με μία βόλτα στο κέντρο τη Αθήνα, ήδη το αντιλαμβάνεσαι. Εγώ έχω πίσω πολλού φίλου και φίλε, άμα θέλουν, για να φύγουν λίγο από το συνέστημα. Γιατί εκεί παίζει το μάρκετινγκ, σου κάνει κοντινό, κλαίει το παιδάκι, η γιαγιά. Που εντάξει μέχρι εκεί. Αλλά ο άλλο το τρώει και λέει: Ναι, μωρέ, να του δεχτούμε. Τι να δεχτείτε, Ρε, το, το θανατό σα. Η κοροϊδέά Το συνέστημα πρέπει να είναι κατευθυνόμενο. Αγαπάω τον Αλέξανδρο δεν θα αγαπάω και 30 άτομα από πίσω. Το συνέστημα, το συνέστημα πρέπει, να να πρέπει να είναι κατευθυνόμενο. Έτσι. Λοιπόν, ε, πάμε ένα διαλυματάκι Α, ήθελα να πω Άμα πάνε να κάτσουν στο λουμίδι καμιά φορά Όσοι αμφισβητούν Καμιά ώρα Και δεν νιώσουν δύσκολα Και ότι βάλλονται και προσβάλλονται Στο κέντρο της Αθήνας και της Ελλάδας Να έρθουν να μου πούνε Με λένε εμένα ότι με λέει Ρεαλιστής Γιατί να μην είμαι ρεαλιστής Λέει δηλαδή θα ζω στο σύννεφο μου Πού θα ζω Αν ξέρεις το ρεαλισμό πά στον εγκέφαλό σου και ταξιδεύει όπου θες. Και ρομαντικά και έτσι αλλιώς Αλλά δεν ταξιδεύεις εν αγνία σου Ξολογικά Που θέλουμε να που βρίσκεσαι παραμυθιασμένος. Και Πρέπει να πας έτσι. Για να μπορείς να βγάλεις τα βήματα να πα εκεί Άρα ξέρουμε mm. ποια είναι το καθεστώς που ζούμε Μπορούμε να οραματιστούμε μια ιδανική πολιτεία Μια Ελλήνων πολιτεία Και τελικά ποια είναι τα βήματα για να φτάσουμε εκεί αυτό είναι μεγάλο θέμα Στο βάθος λέει εκεί κήπος για του συνταξιούχους Υπάρχει μείωση ακόμη των συντάξεων Και στην Ατζέντα έχει μελετηθεί Και ευθανασία Θα συνεχίσουν να μειώνονται οι συντάξεις Τι Δεν ακούμε, ρε, πρόκειται πώς. να σταματήσει κάτι Λοιπόν πάμε ένα διάλειμμα Γιατί εγώ σε φώναξα εδώ να μα δώσει λίγη εισιοδοξία Και εσύ μας αυτό Άντε μα να, πάμε και ε? να πάμε και στις λύσεις Τώρα θα μας πεις διολήση Και θα το φέρουμε εκεί που πρέπει Λοιπόν. Ακόμα come BB King, baby. And you're gonna be sorry someday? Για να πηγαίνουμε να κάνουμε γιατί πάμε, και τίποτα, να βάθουμε και κανένα. Πώς το λένε, Το ξεχνάω τώρα, ε, Κόλλησα πάντων. Λοιπόν, αλβέτοδο14.com, άγνωστοι επισκέπτε, παγκοσμίω γνωστοί. Στο πρώτο μέρος είχαμε το Ελευθέρωτο Αργυρόπουλο, το οποίο θα έχουμε συχνά. Θα ανέβουν τα βιβλία του στο Banner Books και τα CD του, τα οποία δεν υπάρχουν, δεν κυκλοφορούν καταπληκτικά. Όποιο θέλει να στηρίζει τον Αλμπέντο και κατ' επέκταση μάλλον του ερευνητέ και κατ' επέκταση τον Αλμπέντο και του φίλου που έρχονται εδώ και έχουν απογειώσει τι ακροαματικότητε, είμαστε σε απίστευτα επίπεδα στο πλανητικό στερέωμα και όχι μόνο στα ραδιόφωνα, σε οτιδήποτε μπλοκ κυκλοφορεί. Και κάποιοι ενοχλούνται και χιαστήκα εγώ τώρα, δεν θα κοιμηθώ το βράδυ. Χαρά μου είναι αυτή. Αλλήμον άμα δεν ενοχλεί. Ο Σοκράτη λέει: Άμα δεν ενοχλεί δεν υπάρχει. Λοιπόν, εγώ τα παρακολουθώ αυτά και τα όπου μπορώ τα κάνω. Λοιπόν, το ένα, βιβλία <coughs> της Ζάγιου, του Γεωργίου, του Διαμαντάρα, του Όμηρου, και κατ' επέκταση από εβδομάδα και του καθηγητή εδώ, του δάσκαλου, του Λευθέρη, του Αργυρόπουλου, και στο δεύτερο μέρος, γιατί είχε ανελειμμένη υποχρέωση, έφερε εδώ το φίλο μου, είμαι φίλος και με τον παπά του, ο οποίος έχει έρθει εδώ και μα έχει μιλήσει για το Mind Control αυτή τη μέθοδο Σίλβα και θα ξανάρθει, πιθανόν. Σε άλλη εκπομπή, γιατί είναι στη Βουλγαρία σε σεμινάρια τώρα ο πατέρα. Τώρα του φέρω και του δύο μαζί. Να κάψουμε τον εγκέφαλο που άλλη οπτική γωνία. Τελικά δεν και εγώ την εγκέφαλη μα εδώ. Μου φαίνεται. Αν ήταν, θα είχα κάψει πρώτο το δικό μου τον Αλέξανδρο. Το μετάξα το ένα νέο παιδί 27 ετών. Το οποίο είναι στην αγορά και μεγάλωσε μέσα στο μνημονίο. Και έχει τη σημασία του λοιπόν, επειδή ετοιμάζω το κατέχω το έργο πολύ καλά και έχω και συμπαραστάτε ε, προβολή. Μικρομεσαίων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων και προϊόντων Ανά την Ελλάδα που έχει απίστευτα πράγματα αγαπητοί φίλοι Απίστευτα Τώρα πήγαν όλοι θυμηθήκανε το. Αυτό που είχαμε ως διατροφή τώρα λέγεται εναλλακτική διατροφή Δηλαδή το μη μεταλλαγμένο ή ενέσιμο Εκεί κανδυξε, Το αλεγχινό το πραγματικό ναι. το κάνανε εναλλακτικό Εναλλακτικό ναι και που έχουμε πάει Με τι που έχουμε φάει όλα τα χρόνια ψυχολογικά Πνευματικά, κοινωνικά και πολιτικά Χλαπάτσες Λοιπόν κόψτε τα δόγματα, αλλάξτε μυαλά Να πάμε παρακάτω Και όποιος πιάστηκε γιατί του, Από ανάγκες, από αδυναμία Πήρε το δάνειό του, το καναλωτικό του, οποιοδήποτε Να πει παιδί μου πιάσανε κορόιδο Πάω παρακάτω Τι λέει Τι να βάλουμε μετά Αντάκα του παντελήμένου. Δεν κατάλαβα τι λέτε, Κοντογιάννη, Γιάννουλάκη. Διευκρινίστε μου τι λέτε να είμαι και εγώ στην κουβέντα. Ξυρίκαρπι, λάδι, λέει ο άλλο, Βεϊκού, τέλειο μέλη. Θα κάνω εγώ καταστάσει φώτι. Άμα το κατέχει το έργο, έλα κοντά. Έλα κοντά. Μπε στη σελίδα, Διάβασε εκεί που λέει πρόμο το μπανεράκι. Κοντά. Ένα πλαφόν 100. Του έχω για του 50, του ξέρω προσωπικά. Ανά την Ελλάδα από τα βουβάλια Κερκίνης μέχρι μέλια Κρήτης. Λοιπόν, ελάτε κοντά να κάνουμε παιχνίδι. Λοιπόν, δεν είναι το χρημά που μπορεί να υπάρξει για όποιον συμμετάσχει. Είναι και πολιτική κίνηση αυτό, να ξέρετε. Το να προβάλλουμε τους αυτούς μας τα ελληνικά προϊόντα είναι κοινωνικοπολιτική κίνηση. Άρα δεν ψωνίζουμε ξένα προϊόντα, άρα στηρίζουμε τον Έλληνα επιχειρηματία. Έχω πει και στο Παεθόν, Καλύτερα στο μήνυμα market τη γειτονιά στο ελληνικό 10 λεπτά πιο ακριβώ ο καφέ. Γιατί αυτό σπουδάζει το παιδί του, ή δεν ξέρω τι, παρά στο σούπερ μάρκετ 10 λεπτά φτηνότερο και να είσαι σκλάβο. Με μικρέ κινήσει γίνονται οι μεγάλε συνδουλειέ. Λοιπόν, έλα, Αλεξάνδρα. Είναι ακριβώ αυτό. Είναι μια κοινωνικοπολιτική κίνηση η οποία. Το έχω δει χρόνια του έργο. Απλά μου το είχαν κάτι στραβέ με συνεργασίε. Και μαζεύτηκα και τώρα που είναι τα πράγματα ήσυχα και φεύγουν και οι κοπροσκυλάδε, θα αλλάξει λίγο η ψυχολογία και η νοοτροπία. Ε, Αποφθάνομαι σε φίλου που ξέρω ήδη και πολλοί είναι μέσα στο chat που ασχολούνται με αυτά και όχι μόνο να το προχωρήσω. Και ετοιμάζομαι να στείλω 5.000 email που έχω στην ατζέντα τη δική μου μόνο. Να καταλάβει και από σένα, θέλω να μου δώσει επαγγελματικά που το κατέχει την κατεύθυνση. Το κάτι παραπάνω να είμαστε σωστοί. σωστή. Σίγουρα και θα γίνουν, πολλές θα θα δηλαδή. γίνουν και πολλέ συζητήσει γι' αυτό. Βλέπουμε Εννοείται. ότι μια απλή αλλαγή στον τρόπο σκέψη πώ φέρνει αποτελέσματα και στο επιχειρήν και στην οικονομία και στη δικτύωση. Όπω είπαμε, είναι ένα. Όπω το αντιλαμβάνουμε ένα πολύ έξυνού τρόπο κοινωνική δικτύωση να φέρουμε τον παραγωγό ακριβώ δίπλα στον πολίτη, στον καταναλωτή, να δώσουμε και το ένασμα και το κίνητρο, αλλά να δοθεί α, και σε κάθε Έλληνα που θέλει να εργαστεί και όχι να δουλέψει, να εργαστεί, να ναι. παράξει έργο Είμα και έτσι. να μην είναι δούλος έτσι, έτσι. κάπου, να εργαστεί, να δημιουργήσει. Και αυτό που ξεκινάει και βλέποντας λίγο πιο κάτω, αυτό που ξεκινάει τώρα με πρωτογενή Yeah. με προϊόντα τέτοια yeah. αύριο μεθαύριο θα πάει και στο κόσμημα θα πάει και σε Παντώ, πολλού παιδεύουμε. σε όλους τους τομείς όπου μεγαλουργούν και βλέπουμε Έλληνες να δημιουργούν εκπληκτικά μοναδικά αντικείμενα προϊόντα ωραία. με σύμβολα ελληνικά τα οποία όλο και γυρίζουν πίσω, γιατί είναι τα πρωταρχικά είναι έτσι, αυτά τα οποία έτσι. είναι τα δημιουργικά με ελληνικά, που με δημιουργούν... ελληνικά brand name έχω Τρεις χιλιάδες προσπέκτους και λοιπά ίντεξ στην ατζέντα μου Δηλαδή έχω δει Δεν τάξερα, δεν τάξερα. Να δεις κρασιά Να δεις Και λέει σε παιδί μου Και πως το προβάλλεις Λέει ε, τρέχω Διότι μπορεί εδώ το διαδίκτυο πια Είναι το δίκτυο του Διός Για να μην ξεχνιόμαστε λεπτοί φίλοι Μπορεί να φύγει ένα πρωί Να αύριο το πρωί από εδώ και να πάει στην Αυστραλία Στην Αμερική στο Καναδά δηλαδή, Κάποτε δεν γιν Ετοιμάζουμε τέτοια πράγματα γιατί γουστάρουμε. Εγώ ασχολούμαι 10 χρόνια με αυτά και έχω πει και άλλη φορά: Δεν είναι εγωιστικό. Εάν εγώ κάτι που πάω να κάνω το ξέρω από 80% και απάνω, π.χ. το ραδιόφωνο, δεν ασχολούμαι γιατί θα εκτεθώ. Πολύ σωστά. Ναι, δεν ασχολούμαι. Δηλαδή ασχολούμαι αυτό γιατί το κατέχω, είναι το γουστάρω. Δηλαδή αν δεν το κατέχω, αυτό το συνδυασμό έχω εγώ από πιτσίρικα. Εάν κάτι δεν το κατέχω και δεν το γουστάρω, δεν ασχολούμαι. Πάω για καφέ ή ασχολήθεια με τα ναυτιλιακά ε, το κατέχω 95% ας ήταν δεν ασχολούμε τώρα δηλαδή εάν δεν μου αρέσει αυτό που κάνω δεν ασχολούμε Αλλιώ θα κουραστώ και δεν θα παράξω έργο είναι και είναι εδώ ζωέδος. κάθομαι χωρί να πληρώνομαι Αλέξανδε συγγνώμη 24 ώρες εχθές έκανα μια κουμπί για πλάκα για πάρτι μου και με τους φίλους που ήταν μέσα Σάββατο βράδυ Ξεκίνησαμε 9 η ώρα και ξέρεις τι όταν τελειώσαμε Και λέγαμε μπουρου μπουρου. Απάνταγα σε ερωτήσει, Πλακίτσα, μουσικές και λοιπά, σχόλια μόνος μου Τέσσερι η ώρα το πρωί Τέσσερις το πρωί Ναι, από τις 7, από τις 9 το βράδυ ε, Εδώ εκείνε, είναι, το ξέρουν οι φίλοι Είναι Γιώργη και ο ίδιο ο έρωος με την εργασία Αυτό ο έρωτας, υπάρχει Πρέπει να υπάρχει έρωτας οτιδήποτε Πρέπει να υπάρχει δημιουργία ειζεύξη. Να που μπαίνει η ζεύξη μέσα για να Έτσι. μπορεί να δημιουργήσεις για να μπορείς να παράγεις, να προσφέρεις και να το κάνεις πραγματικά αληθινά και αυτό δεν σε κουράζει δεν μπορεί να κουραστείς ποτέ δημιουργώντας Ο φίλος μου εδώ, δεν λέω το όνομά του γιατί είναι στο Τσάκι και μου το έστειλε στο πριβέ είναι από τη Σουηδία καλησπέρα και λέει ο Πάλμος είχε ξεφύγει ο Φουράκης είχε γεράσει, Δυστυχώ. Περιμένουμε από κάποιον άλλο να κάνει την βρομική εντό εισαγωγικών λέξη δουλειά. Ο αγώνας ξεκινά από συνειδητοποίηση τη άγνοιά μα. δάλος, άλλοι παίζουν σκάκι που θέλει και η σκέψη, και αμείς παίζουμε τάβλι. Σωστός αγοράκι μου, σωστό. Και να είμαστε κοντά, Όλοι να είμαστε κοντά. Εγώ το έχω πετύχει αυτό ψυχολογικά. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο από τη φίλη, ω κάθε μέρα με αυτά που βλέπω εδώ. Αλλά πρέπει να πάμε και λίγο παρακάτω Ο Αλμπέντο εγώ το ξεκίνησα α, Από χόμπι Να ανοίξω τα μπαούλα να διαβάζω Από τα αρχεία, από τα παλιά UFO Αυτά, ελληνική γραμματεία και τελικά Είναι εδώ το πάτο Με έρχονται και μας μεταφέρουν τους γνώσεις τους, Ακούμε όλο το φάσμα Όλο από UFO Μέχρι πώς αναπτύσσεται το φασόλι Και γι' αυτό έχουμε αυτή την ακραματικότητα Αυτό όμω θα το πάμε παρακάτω Το κομμάτι Πρωτογενής παραγωγή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ το γνωρίζω Το marketing και τη διαφήμιση γνωρίζω Και θέλω Να συσταθεί μια ομάδα δυνάτων Από όλη την Ελλάδα που γουστάρουν και ενδιαφέρονται Δυνατόν ως τον εγκέφαλο Έχουν άλλη αντίληψη Να παίξουμε μπαλίτσα και να το ευχαριστηθούμε κιόλα. όλα Υπάρχει και νομικό πλαίσιο να είναι όλα Αψόγα Γιατί είμαστε και στόχος εγώ του έχω γραμμένο yeah. από πιτσιρικάς, να πάνε παρακάτω. Και yeah. έχω κάνει και εγώ τα λάθη που έχω βαστήσει σε μερικούς που ήταν yeah. για, yeah. για, yeah. για κλωτσές. Yeah. Αλέξανδρε και θέλω να με κατευθύνει εκεί που το κατέχεις καλά και το γνωρίζω. Yeah. Έτσι, yeah. Το, το λέω αυτές. Και μόνο η, η δημιουργία της ιδέας πάει σε δημιουργία ομάδας. Γιατί γνωρίζουμε ότι μόνοι μα. Εγώ είμαι πια, του εμεί, Αλέξανδρε. Είμαι του εμεί. Στο εγώ δεν μπορεί να γίνει Φανατικά είμαι εμείς. του εμεί, εγώ. Και εδώ είναι και η λύση τη ίδια του ίδιου του πολιτικού και κοινωνικού προβλήματος που βιώνουμε. Πρέπει να ενωθούμε. Άμα δεν υπάρξει ένωση πραγματική. Τέλο. Πέρα σε από τα δόγματα ή οτιδήποτε. Ποιο του σχέσει αυτού. ο πινάλεον λέει εδώ. Οτιδήποτε δηλαδή μα χωρίζει, μα κομματιάζει, μας δογματίζει. Να το βάλουμε στην άκρη. Πρέπει να φύγει στην άκρη. Τέλος. Και να πάμε στα χιλιάδε που μα ενώνουν. Τέλο, εγώ σε συγχαίρω γιατί μιλά να είσαι 65 χρόνο άτομο και είσαι μόνο 27. Ο φίλο μου, ο πινάλεον λέει εδώ. Ε, κάτσε, μισό λεπτό γιατί έφυγε στο τσάτ Έχει σημασία γιατί είναι αυτό που λέμε. Δεν το λέμε μόνο εμεί. Εδώ στη Σουηδία λέει αγοράζω ελληνική φέτα. Και όντω οι ξένοι και στην Αμερική που να βγουν, οι Ελληνάρε ψάχνουν να βρουν το ελληνικό προϊόν. Και από ψυχολογική άποψη, συναισθηματική και ε, πώ το λένε, ποιοτική. Λοιπόν, εδώ λέει αγοράζουν και φέτα. Στην Ελλάδα λέει πω λενε ποιοτικη λοιπον εδω λεει αγοραζουν και φετα στην ελλαδα λεει που κατεβαινω βλεπω του συγγενεί και αγοράζουν δανέζικα τυριά. <laughs> και λέει, Ωπαρε καραμίτρο, δηλαδή βγάζουμε τα μάτια μα μόνοι μα. Ναι. Αυτό πάει το πρωταχικό, εξή που είναι, στην ξενομανία. Γκούντα λέει θα πάρω Ρε φάει το τυριέ από του το χωριό, χωριό σου Το οποίο έγινε τα τελευταία 20-30 χρόνια Η συγκεκριμένη ξενομανία Με πάρα πολύ μεγάλη δόση διαφήμισης Πάρα πολύ μεγάλη δόση μάρκετινγκ Αλλά και το τι έβρισκε Παντού γύρω σου ναι, Στον Καναδά λέει ο λαλάκης εδώ 22 μέχρι 30 δολαρία Το κιλό Πρόσεξε. Η φέτα από Ελλάδα Και ελάχιστα Αυθηνότερη βαρελίσια. Και εδώ έχει 7-8 ευρώ το κιλό. Και είναι και άρεστη ποιότητα. Κοίτα τώρα λεφτά στον Καναδά που κάνει το κιλό η φέτα, η ελληνική. Πώ είπαμε στο πριν, και μοντρέλ, το παράδειγμα με το λάδι. Συγκεκριμένα. Δηλαδή τώρα έχουμε δύο φίλου με σώπη, την κουβέντα για αυτά τα προϊόντα. Αυτό είναι η εθνική συνείδηση, αγαπητοί φίλοι. Ελληνικά προϊόντα. Μπορώ να σκάνω διάλεξη να το έχετε υπόψη. Το κατέχω το έργο πάρα πολύ καλά. Ο ένα τώρα είναι στο Μόντρεαλ. Ο άλλο είναι Σουηδία. Έτσι. Και οι 9 στου 10 εδώ είναι από την περιφέρεια. Από τη Ελλάδα μέχρι την Κύπρο. Λοιπόν. Από το, το διαδίκτυο το, η δύναμη που έχει είναι αυτή. Είμαστε τώρα συντονισμένοι όλοι από όλα τα σημεία του πλανήτη και με ώρες χρονολογική, ορολογιακή απόσταση. Αυτό Μεγάλη πρέπει. Μεγάλη Τεράστια απόσταση. δύναμη. Όταν Έτσι. μιλάμε για Καναδά και Αυστραλία, μιλάμε για πόσε ώρε διαφορά. Ε, βέβαια. βέβαια. Ο άλλο είναι Σουηδία, ο άλλο είναι αυτή, ο άλλο είναι εδώ, άλλο είναι εκεί. Αυτό, εγώ εκεί το πάω το έργο, αγαπητοί φίλοι. Στα προϊόντα. Έχω αργήσει δυόμιση χρόνια, τρία, γιατί είχα κάτι μαλάκι συνεργάτε. Δεν βλέπανε το επόμενο 24ωρο ότι έρχεται. Αλλά δεν απογοητεύομαι, γιατί παρακάμπτει το μαλάκα ή πα παρακάτω. Κοιτάξτε στο περιβάλλον σου κάτι το ίδιο. Κερδισμένοι θα βγείτε. Λοιπόν, έλα, Αλέξανδε. Έτσι είναι και πάμε στην ένωση να ενωθούν οι παραγωγοί, να ενωθούν με τους καταναλωτές, να ενωθούμε όλοι μαζί για να δούμε όσοι ιδιοκτήτε αυτού του τόπου έτσι είναι. και να βγάλουμε επιτέλους τους αξιότερους για να το πάμε και λίγο Θα ένα, μόνο ένα του αυτό. Θα έρθει μόνο του αξιότερου, γιατί αυτό είναι η πραγματική δημοκρατία, κάτι το οποίο δεν το βιώνουμε, δεν το ζούμε. Ζούμε μια ολιγαρχία, μια επέσχυντη ολιγαρχία, βιαχέ, μια κομματοκρατία, μαζί, μια τραπεζοκρατία. Ζούμε οτιδήποτε άλλο πέραν τη δημοκρατία και δυστυχώ δεν την έχουμε ζήσει, δεν την έχουμε βιώσει ποτέ τη δημοκρατία. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει η δημοκρατία. Μα δεν ξέρω αν έχει πάρει χαμπάρι, γιατί είσαι στην αγορά. Πρόσφατα έχει γίνει πρόταση, δεν ξέρω αν έγινε κιόλα, να φορολογηθεί λέει, το τσίπουρο και το κρασί. Δηλαδή φορολογώ το προϊόν μου για να πουλιάται το γαλλικό. Άρα είναι στημένο το έργο από παντού ρε παιδί μου. Επιδοτώ τον αγρότη να βγάλει τα αμπέλια που είναι ιερά από εδώ και 100.000 χρόνια και τα λάδια, το, το, το, την ελιά, έχουμε τρελαθεί και τα παίρνουν για να πάρουν ένα βάρα να πάνε στα κολάδικα της επαρχία. Δηλαδή τι έχουμε πάθει τώρα, μα έχουν λοβοτομήσει ρε είναι νεότερο θα... και το να μας τα fake που βγαίνουν καθημερινά. Καταρχήν να, δηλαδή να πούμε ότι να να μα... σήμερα θέλω να μας βρει εσύ που είσαι νεότερος Να Μετά δούμε κάτι. Γιατί το αν... ρητορικό του πράγματο. Το ρητορικό είναι ότι ψηφίζεται το 15 ένα fake με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το οποίο 7.500 σελίδε κανένα δεν διάβασε. Και ξεκινάει ότι συνίσταται ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων χωρίς νομική προσωπικότητα. Ναι. Άρα τι είναι. <και> Κάποιος μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο. Χωρίς νομική προσωπικότητα η αρχή δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Είναι φάντασμα, είναι θεός, είναι τι παρέα, δεν ξέρω τι είναι. Η αρχη δεν ξερω τι ειναι είναι υπεύθυνη, λέει, να εισπράττει, να βεβαιώνει και να καθορίζει όλα τα δημόσια έσοδα. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Δεν ελέγχεται από κανέναν Ναι. Κρατικό θεσμό. ναι κάνει ό,τι θέλει από την έναρξή της καταργείται τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Πώς εισόδον. γίνεται τώρα αυτό εσύ να κάνεις κομμάτι και η κυβέρνηση να μην μπορεί καταρχήν, να σε ελέγξει καταρχήν κανένας που πάνε τα χρήματα μόνο από το φεκ αυτό με το που βγήκε έπρεπε να είχε πέσει η κυβέρνηση αν το κράτος είχε πολίτε Δυστυχώ τώρα γινόμαστε πολίτε. Μέχρι τώρα ήμασταν υπήκοοι, ψηφοδότε. Απλά ποτέ δεν έχουμε γίνει πολίτε. ακόμα. Γινόμαστε, Α, γινόμαστε. Εν εξελίξη είμαστε. Εν εξελίξη. Γιατί ωραία. ο πολίτη είναι αυτό που χαράζει την πολιτική. Ο πολίτη χαράζει την πολιτική. Ο πολίτη χαράζει. Και το σύνολο των πολιτών που χαράζουν πολιτική παράγουν και τον πολιτισμό. Και ο αναγραμματισμός του πολίτη είναι ο πλήτη. Είναι αυτό που προστατεύει την ίδια του Έτσι, την πολιτεία. Μπράβο. Άρα δεν ζούμε σε πολιτεία, ζούμε σε ένα κοινόβιο. Ζούμε σε ένα κοινόβιο που, Ο αδερφέ μου, δεν πειράζει. Α περάσει και αυτό ο νόμο, α περάσει και ο άλλο. Δεν το διαβάζουμε καν, Μα δεν ξέρουμε καν τι Βγήκε ο Χρυσοκοίδη και λέει, δεν το διάβασα. Λέει. Στην τηλεόραση τη λέμε καινούρια. Βγήκε σε πάνελ και λέει, δεν <σφίλωνο> εγώ υπέγραψα, δεν το διάβασα, λέει, δεν αλλά δεν το διάβασα καθόλου, γιατί έτσι ε, να διαβάσω. Λέει, δεδομένο ήταν. Και λε. Τι λέει, ωραίο, πώ να πούμε τώρα. Είναι εκλεγμένο αυτό και να δούμε αν είναι και εκλεγμένο και πώ έγινε. Έλα, ρε, ναι, εγώ σιγά, ρε, πού, στι... πού την πα τη δουλειά σου με τα κάνει να Τι έχω πάθει με. Έχω ένα φίλο που με ενοχλεί συνέχεια, με πειράζει κάθε μέρα. <laughs> Θέλει να κάνουμε σχέση. Λοιπόν, για λέγε. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι ένα, είναι πολλά ταφε. φέγγια. Καταρχήν από το πρώτο μνημόνιο παρέδωσε εθνική κυριαρχία. Ναι, τι είναι αυτό τώρα. Από το πρώτο μνημόνιο. Δεν μίλησε κανένα. Ναι. Έχει ένα δικαστικό Γιατί σώμα. Γιατί είχε φοβηθεί ο κόσμο, Έχει δική... Βέβαια. Όλοι περιμέναν να χρεοκοπήσει η Ελλάδα το 2012. Ναι. Όλοι περιμέναν να χρεοκοπήσει και όλα τα κανάλια μιλάγανε ότι θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. για να αποβηθείς. Καταρχήν αποβληθείς. είχες και πριν και αποδείχθηκε ότι έναν Γεωργίου ο οποίος σου ανέβασε όλα τα ποσοστά από 3,7 να πάει στο 17% για να μπει η Ελλάδα στα μνημόνια. Και, και τον επροστάτευσε το τον επροστάτευσε ο έξω παράγων, γιατί ήταν παιδί του. Βέβαια. Μόλι βγήκε η αυτή, η πώς τη λένε, Γιοργαντά. Η και, ζωή Γιοργαντά. Ναι. Και είπε δύο κουβέντε, έπεσε το έξω σύστημα. Και λες τώρα, άρα δεν έχουν βάλει το πρωθυπουργό τον πρωθυπουργό επάνω, τον εκάστοτε. Έχουν ταυτόχρονα και, ο και στη δημόσια διοίκηση κόσμο δικό του. Μα έχει παντού κόσμο του. Γι' αυτό είπα πριν ότι για μένα δεν μπορούν να θεωρηθούν προδότε. Για μένα μόνο μπορεί να θεωρηθούν ω. Πράκτορες ξένων συμφερόντων. Έχουν λέει οικονομική κυριαρχία, λέει ο φίλο Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ε, θα το δεχτούμε εν μέρη με την έννοια, μην το βάλουμε και στην τοπάθεια, ε, φίλαράκο. Εγώ θα πω ότι εκεί που όλα σταματάγανε, ο Ελληνισμό ξεκίναγε. Ναι, ναι. Εγώ θα πω ότι εκεί που όλοι αποτυχάνανε, ο Έλληνα ξε... εκεί ξεκινούσε. Και πάντα, άμα πάρουμε και την ιστορία, όταν ενώθηκε ο Έλληνα, δεν νικήθηκε ποτέ. Μα λέει κάποιο αρχαίο ότι ο, ο, ο Έλληνα λέει Ενωμένο δεν υπάρχει καμία δύναμη στον πλανήτη να τον νικήσει. Αυτό Έχει είναι αυτό η ερώτηση. Ακόμα μία φορά καλούμαστε να αφήσουμε δόγματα, κόμματα και οτιδήποτε άλλο. Πρέπει μας να, γίνουμε Έλληνες να γίνουμε Έλληνε συνολικά και Έλληνε. Λοιπόν, λέει εδώ μια φίλη μου από τον Τύρναβο: Είχαν προαναγγείλει σωστό και οτιδηποτε μας πρεπει να γινουμε ελληνε συνολικα και ελληνε λοιπον λεει εδω μια φιλη μου απο τον τυρναβο ειχαν προαναγγειλει σωστο και τοτε δεν έδωσε καν σημασία γιατί υπήρχαν τα φράγκα. Ε, την εχώρηση εθνικής χειριαρχίας ε, θυμίζω Ψαρούδα Μπενάκη στον Κάρολο Παππού που λέει θα μειωθεί λέει και αυτό και εκείνο και γελάγαμε όλοι η ε, ορτομοσία ε, του Παππού για το 2005 έτσι, η φίλη μου η Κρίς λέει ο κύριος Γεωργίου της Σελστάτ κυκλοφορεί ελεύθερος και με τιμέ. Ε, Α, τι άλλο λέει Α, ο Τάγκων Ενασούλ λέει μα ο κύριος Τσίπρας μας είπε ότι ανεξάρτητα αρχή εσόδων Ωπ, έφυγε κάτω μισό λεπτό γιατί πέφτει συνέχεια εδώ το θέμα. Ήταν εντός εισαγωγικών η λέξη υποχρέωσή μας να γίνει, λέει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, αυτό είναι πρακτορά τώρα, δεν ότι, και ότι ο Χουντίνι μπροστά του είναι μόνο παιδί. Ε... Καταρχήν, μιλώντας και για Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένας πραγματικά δεν έχει δει το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Δεν yeah. γνωρίζουμε οι περισσότεροι ότι ο ΦΠΑ είναι ευρωπαϊκό νόμο. Yeah. Είναι ευρωπαϊκό φόρος και το μεγαλύτερο πώ το πάει στην Ευρώπη. Και με απλά μαθηματικά βλέπουμε ότι τώρα, όπω είναι το ΦΠΑ στο 24%, yeah, τα... αλλά εμείς κάθε χρόνια, έχουμε δίνεις... το μεγαλύτερο ΦΠΑ και είμαστε οι πιο φτωχευμένοι, αφού είναι. Πολύ μεγάλο ΦΠΑ. Γιατί. Και κάθε τέσσερα χρόνια, λοιπόν, στενεί σε έναν εθνικό ΑΕΠ σχεδόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια στιγμή. Στην Ευρωβουλή θα πρέπει να γίνει και ένα ταμείο γιατί μιλάμε για μια κοινοπραξία. Ας δούμε λοιπόν σε αυτή την κοινοπραξία πόσα έχουμε πάρει, πόσα έχουμε δώσει, τι έχει γίνει. Ας γίνει ένα ταμείο και ας δούμε τελικά όλες αυτές οι συμφωνίες. Είδαμε πριν δύο χρόνια και πολλοί θα το θυμούνται Ότι... να πουλούνται όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδας σχεδόν. Να πουλούνται... 80 εκατομμύρια το ένα έρχεται με σώρο. Είδαμε να πουλιούνται σχεδόν όλα τα αεροδρόμια. Δηλαδή, αν έπαιρνε να... 10 εφοπλιστέ και του έλεγε <χει> ο καθένα, σα πάρει ένα αεροδρόμιο, τα αγοράζαν. Και όχι μόνο. Ο τρόπο που έγινε η όλη η συμφωνία είναι από του πιο παρανοϊκούς τρόπου που αντιλαμβάνεσαι την ίδια στιγμή πόσο πουλημένο είναι αυτό το σύστημα το κάθε Για καθεστώς. πες αν είναι αυτό που ξέρουμε. Πες. Όταν λοιπόν πουλήθηκε για περίπου 1,5 δι, το 1,5 δι το δανείστηκε η εταιρεία από την Alpha Bank την οποία μόλις είχε ανακεφαλοποιήσει και είχε δώσει τα χρήματα το δημόσιο και εγγυητή στο δάνειο, μπήκε ποιος? Το δημόσιο. Το δημόσιο. Και λένε ιδιωτικοποίηση πουλώντα τα αεροδρόμια σε δημόσιο. Η φραπόρτη είναι δημόσιο, δεν είναι ιδιώτηση. Πώς γίνεται για το δημόσιο να ιδιωτικοποιεί κάτι για να το πουλάει σε ένα άλλο δημόσιο. Πώς Άρα με αγοράζει βέβαια. το άλλο δημόσιο και είμαι με μέρος του άλλου δημοσίου. Χρήματα. Που δανειώθηκε για να δώσει την τράπεζα και μπήκε και γκηδεί. Και η συντήρηση μου θυμίζει εδώ η φίλη μου βαρύνει εμά. Δηλαδή, σου δίνω εγώ τον Αλμπεντό, σου δίνω και λεφτά αν τον έχει εσύ και λέω: Τον ιδιωτικοποίησα και εσύ γυπτή, θα τρω τα βάριο. λεφτά. Ναι, είμαι γκηδί. θα τρω και τα λεφτά που παράγει ο Αλμπεντό. Αλλά συντήρηση πληρώνει. Αλλά εγώ θα πληρώνω φωτάνει και ένα τηλέφωνο. Ε, το τι, τι σου έδωσε. Το, το σοβρακό μου σου Βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι απλά κακή δεν σημαίνει κακή διαπραγμάτευση αυτό, ούτε προδώσανε. Ναι. Είναι... Μπίζνα, χοντρή. Μπίζνα και είναι συμφέροντα απλά όχι ελληνικά. Και δυστυχώ. Να ρωτήσουμε Δεν το έχει βγει χουντίνι, κάποιους. λέει ο φίλος μου από τη Λάρη, χουντίνι για μένα, εγώ έχω κανένα κώδικα, δικό μου είναι ο Ανδρέας. Χουντίνι. Εδώ ρε το αεροδρόμετο ελληνικό, χρωστάει 500 εκατομμύρια αφήπια στον κράτο και το τσαχάρισανε. Και βάλανε τη γιαγιά μέσα γιατί έδωσε δύο καλτσάκια, δύο ευρώ προχτέ και την ξεφτιλίσανε. Τη πίνακα, τα χτυλικά αποτυπώματα. Αν ήταν ο Ρουμπίκονα, θα είχαν φύγει. Βγήκε πριν λίγου μήνε ο, ο... ο Μητσοτάκη με... και τον ρωτήσανε τι γίνεται και πώ θέλετε να κυβερνήσετε όταν, υπάρχει, όταν το κόμμα σα μόνο χρωστάει κοντά στο μισό δισεκατομμύριο. Και λέει: Έχει μπει σε σειρά γιατί βάζω του Έλληνε να δίνουν 20 ευρώ. Τα μέλη. Τα μέλη. Ωραία. Είναι Βλέπουμε κακό. λοιπόν ότι... Δεν κακό <laughs> αυτό. Τα μέλη να πληρώσουν εντάξει. Αλλά πότε θα ξεχρωθεί αυτό. Μιλάμε για 500 εκατομμύρια. Μιλάμε για ότι όλα τα κόμματα, όλα τα κανάλια... Με εγγύητε τον ελληνικό λαό. ό, πάντα. Δηλαδή εγγυάμαι εγώ να τα τρώσω εσύ και θα τα πληρώνω εγώ. Πάντα. Οπότε έχεις μια Μεγάλα... νέα δημοκρατία με ένα κάρο σκάνδαλα... Μόνο α... εδώ γίνονται αυτά. Με ένα κάρο σκάνδαλα, με το ένα δάνειο πίσω από το άλλο, με τα λεφτά από όλες τις επιδοτήσεις του κράτους να έχουν φαγωθεί, με 30 γραφεία. Ναι, ναι. Να πει ότι είχαν και πολλά γραφεία και ότι είχαν έξοδο. Ναι, οι ναι, ναι, άνθρωποι ναι. δεν έχει τίποτα. Εμένα μου αρέσει. Πιο πολλά ξέρουν οι φίλοι από το εξωτερικό παρά εμείς εδώ. ο φίλο μου ο Δησέα λέει Το ίδιο έγινε με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, όπου πήρε δάνειο από το Ταμιευτήριο για να το αγοράσει ωραία μαγκές είναι πάντα Για πάνω, να σε. δούμε και πως πουλήθηκε ο ΣΕ ναι 45 να... εκατομμύρια Όσο κάνει εκατομύρια. ο Μήτρογλου που πήγε στη Μαρσέη Όσο κάνει ο Μήτρογλου πουλήθηκε ε, Ο ΣΕ Ο οποίος ο κόσμος Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί, Δεν είναι το βαγόνι και οι ράγες που είναι σίδερο Για βάλε το βέβαια. οικόπεδο από Χίλια. την Καλαμάτα μέχρι το Ορμένιο Το οικόπεδο Δηλαδή αυτό που είναι και ενδιαμέσως Σε τα μετάλλου να το πάρει Μόνο Είναι πολύ πάνω από 45 Αφού 4 ευρώ ο τόνος Το, το, το κιλό νομίζω το, το 4, 3 ευρώ έχει το κιλό το σύντερο Υπάρχει. Βάλε την ξυλία Βάλε το χαλίκι Και βάλε τα νεοκλασικά Παραδοσιακά ακίνητα Στους παλιούς σταθμούς τη γραμμή από την Καλαμάτα Μέχρι το Ορμένιο Καταρχήν να δούμε τι και από το πρώτο μνημόνιο όλα... Αυτό πήγε να πουληθεί 350 και λέγανε οι Μέντους Δεκλέφτας Και το πουλήσαν 45 Για να κάνουμε την αντιστοιχεία 45 κάνει ο Μήτρογλου Που πήγε από την Πεμφίκα στη Μαρσέιγ Για να μην τρελαθούμε τελείως Εδώ είναι για να τρελαθούμε τελείως δηλαδή Είναι για να δούμε την πραγματικότητα είναι για να, είναι για να, να γίνουμε ρεαλιστέ και να δούμε την πραγματικότητα που βαδίζουμε και που τι μέλλον περιμένουμε. Δηλαδή, επειδή ξέρω και γνωρίζω Αυτό ότι. Αυτό είπα, Νικόλα το, το δώσανε 45. Ένα μήτρο, Δώσανε όλο τον Οσέ. Όλο τον Απίστευτο. Άρα, επειδή πάρα πολλοί ακροατέ Έχουνε παιδιά, σχεδόν όλοι, τελικά το σπίτι που πάλεψε να χτίσει το σπίτι που πολεμάς ακόμα να κρατήσεις και να μην στο φάει τράπεζα. Και να αφήσει το παιδί σου. Να τα αφήσει το παιδί σου, Έσο. να μείνει στην οικογένεια. Σε λίγα χρόνια... Ο Μήτρογλου είναι πόπλη. <laughs> Σε λίγα <laughs> χρόνια ποιος ποιο θα μας... μένει μέσα. Κανένα, ο Πακιστανός. Και αυτό είναι το μέλλον που θέλουμε να αφήσουμε στους δικού μας απογόνους. Ας βάλουμε μια λόρευ μεγάλη. Εγώ χαίρομαι. Η, η μόνη λύση είναι η ένωση. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Εγώ χαίρομαι και επίτηδες σε να ξέρω σήμερα να καλύψουμε το δίωρο και έπρεπε να γίνει και θα το ξανακάνουμε διότι να μην παραμυθιάζομαστε στο εμείς εδώ που έχουμε μεγάλωση και έχουμε τσαντιστεί να έρχεσαι εδώ όποτε γίνεται γιατί θα σε χρειαστώ και για τη συνεργασία που σου είπα να μας βρίζει ως νέος. Δηλαδή να λες τον πατέρα σου σε μένα κατάλαβε τον να πω Μα και εσείς που καβαλήσατε τα 60 ή τα 50 Και δεν ήρθατε φυσάχρονα. μέχρι εδώ Και συμμετείχατε Έστω και αμελός ή αφελός Στο κόλπο αυτό Εγώ τι θα κάνω τώρα Που είμαι 27 Το καταλάβες Ακριβώς νόμο. έτσι είναι Κάποιοι ψηφίζαμε, κάποιοι ψηφίζανε όλα αυτά τα χρόνια Κάποιοι βολευτήκανε Κάποιοι είπανε είπαν, βλέπαν τα στραβά να γίνονται Και λέγανε δεν πειράζει εγώ είμαι εντάξει Εγώ είμαι καλά ναι. Και το, εγώ είμαι καλά. Βλέπουμε ότι τώρα ούτε εσύ είσαι καλά, αλλά ούτε και εγώ. Μα πώ θα είμαι εγώ καλά, να πέσω ότι είμαι μια χαρά και έχω πέντε φίλου να πάω να φάω σήμερα, αύριο, να κάνω την παρέα μου και είναι στο ούτε κατάσταση. Θα πέσω κι εγώ. Άρα δεν είμαι καλά, μα δεν είναι και γύρω μου καλά. Μα δεν γίνεται να είσαι ελεύθερο εσύ ατομικά και η κοινωνία, η πολιτεία σου να είναι σκλαβωμένη. Δεν γίνεται να έχει εσύ αυθονία Όσο και ο κοινωνία Όσο παλιά και να σε ρε Δεν, μου, γίνεται. δεν γίνεται. Μα είναι κοινωνικέ αξίε ούτε ή άλλως. Λοιπόν, για να κλείσουμε, θα πω και εγώ αυτό. Σε σχέση με τι ηλικίε, εγώ είμαι εντάξει με τον άτομο. Και ψυχολογικά διαχειρίζομαι. Δεν έχω δάνεια, κάρτε, γραμμάτια, επιταγέ. Γιατί το εργάκι δεν έπεσα στη λούμπα κλπ. Ωραία μέχρι εδώ, αφού οι φίλοι μου ε, δεν είναι καλά. Και δεν είμαι κι εγώ, είμαι ο πιο τσαντισμένος Αλλά επειδή είμαι εδώ από επιλογή μου, όπω είναι και πολλοί φίλοι που ξέρω ότι θα μπορούσαν να έξω, όπω είπε στην αρχή και εσύ. Μπορούσα να είμαι έξω, αραχτό να το ξινώει. Και τι έγινε. Πρέπει να έχουμε μια δραστηριότητα. Και από που μπορεί ο καθένας να κάνει κάτι. Ρε. Δεν πάω από εδώ μέχρι εκεί, εσύ να πας πιο κάτω. Δηλαδή να άράξω μόλι ψυχολογικά εννοώ και πνευματικά και να καθόμαστε να κοιτάμε που μας σκίζουν. Ναι. Και εν τέλει πρέπει να νοιαστούμε για την οικογένειά μας. Και η οικογένεια είναι ο οίκος του μα. μας. Οικογένεια είναι όλοι. Έτσι. Και πρέπει να νοιαστούμε και να ενδιαφερθούμε για την οικογένεια. Γιατί και αυτό το ίδιο... βάλετε από του νεοταξίτε. Βέβαια. Βάλετε πάνω απ' όλα. Έτσι. Και πάντα μιλώντα για οικογένεια, μιλάμε για τον οίκο του γένου. Η οικογένεια δεν είναι μόνο η μάνα, ο πατέρα, τα δέρια, τα παιδιά. Η οικογένεια είναι και ο γείτονά σου που βάλετε. Η οικογένεια είναι ο κάθε Έλληνα που βάλετε αυτή τη στιγμή. Γενοκτονεί, ταυτοκτονεί, χάνει επιχειρήσει, χάνει τα πάντα. Έτσι. Αν δεν παλέψουμε εμεί για όλου. Λοιπόν να ξέρουμε Αλλά ότι έχουμε ένα ψι, πόλεμο Πότε; Έχουμε πόλεμο Και εγώ Με πολύ μικρές δυνατότητες και δυνάμεις Έφτιαξα τον Αλμπεντό Με αίμα Είμαι 4,5 χρόνια εδώ νύχτα μέρα Με περιβάλλουν με τη φιλία τους Και με στηρίζουν ε, διάφοροι να λεω τα ίδια Και τώρα πάμε ένα βήμα παρακάτω Γι' αυτό φώναξα και τον Αλέξανδρο Όσοι θέλετε Στηρίξτε Θα στηριχθείτε Ένα ε, προς δέκα Δηλαδή θα έχετε και εννιά κέρδος ε, στατιστικά μιλάω τώρα Να είμαστε εδώ Θα κάνουμε ωραία κόμπα Λοιπόν Αλέξανδρε θα είσαι κοντά Φυσικά Μπράβο. Και κλίνοντας να πω μόνο ότι Ό,τι θες πες για κλείσιμο Αν όχι εμείς ποιοι και αν όχι τώρα πότε Τώρα είναι η ώρα λοιπόν για την μεγάλη ένωση των Ελλήνων Να ελευθερωθούμε μία και καλή Με όποιο τρόπο και όπως λέγανε κάτι παλιό οι Μιλτιάδες και εσύ, αλλά αυτοί άμα χάσουν τον πόλεμο θα γυρίσουν επίσης, έχουν πατρίδα. Εμείς αμαχάσουμε πού Λε, θα πάμε. Πού θα πάμε. Έτσι. Λοιπόν, αισιόδοξο τι έχεις να μας πεις για να κλείσουμε επειδή είσαι και νέος. Αισιόδοξο έχω να πω ότι αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, ότι πρέπει να γίνει, ήδη γίνεται, συμβαίνει, α, πρέπει όπως... Απ' την αρχή υπόθηκε αδογμάτιστα να βλέπουμε τις καταστάσεις και τι συμβαίνει γύρω μας και να, και να βλέπουμε οπουδήποτε υπάρχει ένωση Ελλήνων α, πραγματικά να συντασσόμαστε και να βλέπουμε την αλήθεια, να παίρνουμε τη γνώση και να μην μένουμε στην πίστη Η πίστη είναι οτιδήποτε Άλλο είναι γραμμά. αυτό που δεν γνωρίζουμε ναι. Δεν γνωρίζει κάτι στον τόπο, στο τόπο ένα, και επειδή το είπε αυτό, το πιστεύει. Να το ψάχνουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν αποδείξει, πάμε να ζητήσουμε στοιχεία, πάμε να χαράξουμε εμεί την πολιτική και το μέλλον μα. Και είναι κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει. Ωραία. Λοιπόν, έχει ευχαριστίε όλων, κυρίω για το λόγο σου και για το νέο τη ηλικία σου και για τη σύντηση που κάναμε. Ε, οι φίλοι μου από τον Τύρναβολε βάλλονται οι πυλώνε, οι οποίοι είναι τρει: οικογένεια, γλώσσα, ιστορία και βάλλονται κατά καταρρυπάς και δεν μένει τί κανένας απλά το να διαβάσει τα σχολικά βιβλία ιστορίας για να δούμε πως βάλλονται στα νέα τα παιδιά που είναι τώρα σχολικά λοιπόν ευχαριστούμε λέει τον καλεσμένο σου συμφωνούμε αδογμάτιστα να τον ακούσουμε ξανά βεβαίως και να πω για το κλείσιμο από στην αντιδιαστολή Αλέξανδρος Μεταξάτο μέχρι Παναγιώτης Παπάς που είναι 85% παραλύτως και λέει Λέω εγώ, όταν ο παπά έρχεται εδώ κάθε 4 ώρε και μα δίνει κουράγιο, απαγορεύεται οι υπόλοιποι να λέμε δεν μπορούμε. Θα λέμε δεν θέλω, βαριέμαι, άστε τι άλλο όλοι από εδώ και τα λοιπά Αλλά όχι, δεν μπορούμε, απαγορεύεται, μπορούμε. Έτσι. Λοιπόν και με αυτό θα κλείσουμε. Εντάξει, αγοράκι μου. Ναι, ναι. Θα είσαι σύντομο εδώ να πει χαιρετισμό στον παπά. Η εκπομπή θα παιχτεί σε επανάληψη μόλι τελειώσει τώρα για να ακούσετε ξανά και τον Αργυρόπουλο και τον Αλέξανδρο και θα να λέμε. Λοιπόν να είστε κοντά στον Αλμπέντο, μια και όπως γνωρίζετε όλοι ο Αλμπέντο είναι κοντά σας. Παντίο τρόπος. Καλό βράδυ να έχετε όλοι. Καλό βράδυ.